Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, εδώ είμαστε σήμερα επισκέπτε επισκέπτες www.albedo14.com 8 και κάτι είναι και αν δεν πέσει το σύστημα σήμερα δεν θα πέσει ποτέ Περά, δεν μου λε, με τι Ποια ξεκίνησε. Πιανόμαστε επισκέπτε. Ε? μου οι εκπομπέ είναι together, Σάββατο Κυριακή. Επειδή ο Αργυρόπουλο ήταν και αύριο, Αχα. το αύριο νόμιζα ότι είναι σήμερα. Ωραία. Για την πλακίτσα μα, γιατί απολαμβάνουμε τι εκπομπές μα και ιδιαίτερα αυτή του Σαββάτου με τον Καρλ εδώ και τη Κυριακή που κάνω εγώ. Και επειδή σήμερα είναι γαλεσμένο, ήταν και μια επιθυμία του Καρλ αυτή ο κύριο Λευτέρη Αργυρόπουλος Και επειδή θα είναι και αύριο εδώ με τον Απολώνιος 8 άγνωσου επισκέπτε, βλέποντα τον Αργυρόπουλο λέμε τώρα τι και Κυριακή το ίδιο είναι. Αλλά αυτά θα μα τα αναλύσει και λεξαριθμικό ο ίδιο, ο ούπο. Καλησπέριζα όλους φίλους, γίνεται ο χαμό μέσα ε, εντός πενταλέπτου δεν θα έχει αλληχωρητικότητα το αυτοκίνητο οπότε επιβουαστείτε κανονικά Και βέβαια έχουμε και την καλή τύχη να έχουμε τσάτ σήμερα διότι μία-δύο μέρες τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί δεν είχαμε εμείς από εδώ, είχανε μερικοί άλλοι Κάποιες φορές είχαν οι άλλοι, δεν είχαμε εμείς εδώ, τουλάχιστον σήμερα που είναι απαραίτητο, για αύριο δεν ξέρω, κάνω έχουμε chat οπότε θα έχουμε και άμεση επικοινωνία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήδη είναι μέσα Ο σερβερς στα όρια του Ήδη και δεν έχω 8 λεπτά είναι που έχει ξεκινήσει Η εκπομπή ε, Θα είναι Συλλεκτική εκπομπή σήμερα βέβαια Θα επαναληφθεί μέχρι να ανέβει στο site Θα επαναληφθεί Αυτό είναι σίγουρο Είναι long version η εκπομπή σήμερα Δεν είναι διορή Δεν ξέρω τι θα τελειώσει Αλλά όποιος, ο Λευθέρης Ανάγκαστη να φύγει κάποια στιγμή το παιδί Είχε έρθει από τη στερεά Ελλάδα, δηλαδή, αντιλαμβάνεστε. Και θα φροντίσω, μάλλον θα προσπαθήσω να διαχειριστώ την κατάσταση, διότι αν αρχίσει ο Λευθέρης να λέει αυτά που λέει και ο Κάρολος που έχει ετοιμάσει εδώ την κατάστασή του μετά από το σεμινάριο που είχε προλίγου, αντιλαμβάνεστε ότι αν τους κομμαντάρες αυτούς πρέπει να είσαι τελείως τρελό έως παντρελός. Εξάλλου εμεί με τη λέξη τρελά δεν έχουμε καμία φοβία, διότι έχουμε δηλώσει εγκένα τη ότι με θα τρελή. Οι άλλοι φοβούνται να το πούνε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Καλ Χάιντζόντου και στο μικρόφωνο Στον Αλμπέντο, η εκπομπή Άγνωστοι επισκέπτες Κα... <laughs> Κατάλαβα Ήμουν Είμαι... <laughs> μπάσιμο δυνατό Άναι, Σήμερα το chat, ε, ε, Σου είχε έρθει εσένα <laughs> Ούτε τηλεγράφημα δεν μου είχε Γιατί έρθει Γιατί ήδη λένε δεν πάτε πουθενά σήμερα Τσίπουρα με ζήτες και λοιπά Έχουν αράξει όλοι, δεν μπορώ να αποτακράτει Από όλο τον πλανήτη Μιλάμε για τους εδώ τους μας τώρα. Έχουνε σαλτάρια από ικανοποίηση mm -hmm. και εμείς. Είναι μια εκπομπή που θα την ευχαριστηθούμε όλοι να σε σίγουροι. Οπότε όσοι ψήνουνε στείλουνε και μια μυρωδιά μια καπνοδόχο. Ε, καταρχήν σήμερα νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά, μιας και μια επιθυμία. Κατάφερε εδώ το, το παιδί, το μπλήκτρον, ε, σαν τη Τζοβάνα Φραγκούλη που είχε το πέσ και θα γίνει παλιά, να μου την κάνει πραγματικότητα. Έχω σήμερα ένα καλεσμένο ο οποίο τουλάχιστον εγώ προσωπικά που έχω παρακολουθήσει το έργο του έτσι, α, Έχω ένα δέος απέναντί του, είναι ο Λευτέρης Αργυρόπουλος Ο οποίος τον καλωσορίζω, καλησπέρα Λευτέρη Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους Ο, ο Λευτέρης Αργυρόπουλος δεν είμαι τυχαίο μυαλό Μακάρι να είχαμε 10-20 μυαλά στην Ελλάδα θα είχαμε πάει πάρα πολύ μπροστά. Ε, το όνομά του κατέχει περίοπτη θέση στο βιβλίο Record Guinness λόγω του ότι έχει πάνω από 525 λεω 525, 525 ε, διαφορετικούς τρόπους της επίλυσης του Πυθαγόριου θεωρήματος. Ε, που είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευμα Γιατί εντάξει στο βιβλίο εκείνες μπαίνει κι άλλος που τρώει ας πούμε, 50 hot dogs ένα λεπτό ας πούμε Εντάξει παιδί μου Ο ένας μπαίνει για το στομάχι του, ο άλλος μπαίνει για το μυαλό να του ε... διαφορά Και έτσι έχουμε ένα ιδιαίτερο μυαλό που προσωπικά εγώ ζήτησα μετεπιτάσεως στο Γιώργο τον Καρποδίνη Να τον φέρει στο στούντιο και στη συγκεκριμένη εκπομπή Ο λόγω του... είναι αδερφός, φίλος Πιστός, συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια και αυτοί οι άλλοι όλοι οι ερευνητέ και επιστήμονες είμαστε μια παρέα απίστευτη αδελφή και φίλοι οπότε όπως έχει ακούσει και σε άλλε εγώ το μικρόφωνο για το Λευθέρι είναι ανοιχτό γιατί? γιατί δεν είναι κάθε μέρα στην Αθήνα οπότε όποτε είναι να έρθει κάνουμε αλλαγή τα ραντεβού έτσι, και έτσι, στρατευόμεθα έτσι. πίσω από το Λευθέρι άσκητα αν τον αγαπάμε και τι γνώση μας μεταφέρει κλπ, κλπ. Μικρόφωνο. Και θα είναι και αύριο στις 8 η ώρα Με τον Απολλώνιο στους άγνωσους επισκέπτες Σήμερα Κάρχα, Ζωτικέρ, Λευτέρης Αργυρόπουλος Δεν σας πω τι θα γίνει Θα γίνει αυτή το κεκλείδωμα Ναι, έχουμε ετοιμάσει πολλά Βέβαια έχω την πεποίθηση Ότι ο Λευτέρης δεν χρειάζεται να τα ετοιμάσει Μια έχει το μυαλό ότι είναι τεράστιο Τα έχει μέσα εγώ τα όφυλα να ετοιμάσω κάποια πραγματάκια. Έχουμε να πούμε ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα, μιας και τέτοιος καλεσμένος είναι κόσμημα για μια εκπομπή. Λεφτάρη, πε μα λίγο για το έργο σου, για τη θεωρία που έχει αναπτύξει και όλα αυτά. Έχω ασχοληθεί με την Πυθαγόρια ορθμοσοφία περισσότερο από 20 χρόνια και έχω συγγράψει οκτώ βιβλία στην ελληνική γλώσσα... και άλλο ένα στην αγγλική... για να μπορέσουν και κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν την ελληνική γλώσσα... να εννοήσουν κάποια πράγματα για την λεξαριθμική θεωρία... η οποία την, ε, έχω φτάσει σε ένα σημείο... όσο μέχρι τώρα δεν την έχει φτάσει κάποιος άλλος... Ε, Ανακαλύπτοντας πράγματα και αποδεικνύοντα πράγματα μέσα από την ελληνική γλώσσα όσον αφορά την μαθηματική της δομή και την λεξαριθμική της νοημοσύνη και εφηεία ή αλλιώς την αλφαριθμητική της εφηεία που δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία για το γεγονός ότι έχουμε μια γλώσσα η οποία είναι σκεπτόμενη, είναι εφηής. Να ρωτήσω κάτι έτσι για να διευκολύνω τόσο και τη συζήτηση όσο και τους ακροατές που μας ακούνε η ελληνική γλώσσα ε, μέσα από την πραγματεία σου ας πούμε, έχεις αντιληφθεί ότι έχει προβλεπτικότητα και αν που θα μπορούσαμε να τη εφαρμόσουμε. Αυτό είναι η ανώτερη εφαρμογή που θα μπορούσε να έχει όπως βεβαίως και, και η εφηία την οποία σίγουρα έχει διότι έχουμε χιλιάδες δεκάδες χιλιάδες παραδείγματα για αυτό το θέμα και μάλιστα αυτό Αυτά τα παραδείγματα έχουν καταγραφεί και στα τελευταία τέσσερα βιβλία μου. Τα περισσότερα από αυτά, όχι όλα. Αλλά για το αν μπορεί να έχει αυτό που είπε, προβλεπτικότητα, δηλαδή να μπορεί να κάνει πρόγνωση για μελλοντικά γεγονότα, είναι ένα ερώτημα το οποίο ακόμη δεν έχει απαντηθεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί γιατί έχω πει αρκετέ φορέ ότι η πρόγνωση ή αλλιώ η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να το μάθουν απλά από κάποιον άλλον να το πει και να το ξέρουν έτσι τόσο απλά είναι πολύ ε, λάθο, είναι γελασμένοι. Δεν είναι απλό να προβλέψει το μέλλον, διότι το, το μέλλον είναι ένα χαοτικό φαινόμενο, δηλαδή ε, εξαρτάται από πάρα πολλέ παραμέτρου και παράγοντε. Όπω και εσύ, ασχολούμενος με τη δική σου πούμε, προσπάθει να προβλέψεις κάποια γεγονότα, έχει διαπιστώσει. Και επειδή είμαστε όλοι και όλα κάτω από τι δυνάμει του χάου, από τι χαοτικέ δηλαδή δυνάμει και συμπεριφορέ, ε, ακόμη και μία πολύ μικρή μεταβολή που γίνεται τώρα σε κάποιε αποφάσει που, που λαμβάνουμε έχει τεράστιε αλλαγέ στα μελλοντικά γεγονότα. Πόσο τεράστιε μπορεί να είναι, δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτή τη στιγμή. Επομένω, το να λέμε ότι ε, έχουμε ένα αλγόριθμο για να προβλέπουμε το μέλλον είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο. Εάν κάποιο είχε ένα αλγόριθμο για να μπορεί να προβλέπει το μέλλον, δεν λέω ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτοί που ασχολούνται με τη μακροοικονομική θεωρία, για παράδειγμα, έχουν αλγόριθμου. Οι οποίοι μπορούν να προβλέψουν κάποια γεγονότα που έχουν να κάνουν με οικονομικά ε, θέματα, χρηματοοικονομικά θέματα αλλά και πολιτικά θέματα. Δεν μου λε λε λελευθερία, επειδή εγώ σε ξέρω και ξέρω το σκεπτικό σου, εσύ δεν είσαι αυτό που υποστηρίζει την προβλεπτικότητα, τη μαθηματική δομή κλπ. τη ελληνική γλώσσα, τη κλασική διαδικασία. Έτσι είναι όπω τα λε. Απλώ ε, δεν έχουμε ακόμα ε, τεκμηριωμένες μαθηματικέ αποδείξει ότι μπορεί η ελληνική γλώσσα να. Προβλέπει, ε, με την ακρίβεια ε, την οποία κάποιο θα ήθελε, την υψηλή αυτή ακρίβεια για να μπορεί να είναι σίγουρο ότι θα γίνει ένα γεγονό, ε, θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Ότι έχει νοημοσύνη, ότι έχει ευφυα, αυτό είναι γεγονό. Ναι, ότι... και ότι έχει και εσύ με τον τρόπο που δουλεύει, έχει... με τη γλώσσα, ότι... μαθηματικά, προβλέψει γεγονότα σοβαρά. Και αυτό είναι γεγονό. Και αυτό είναι γεγονό. Ε, και απάνω και... να παίξουμε μπάλα σήμερα. Δηλαδή, αυτό λέω και στου δύο, για και... να καταλάβει ο κόσμο. Ε, αυτό που πρέπει να πούμε ακόμη είναι ότι παρότι έχουν προβλεφθεί κάποια γεγονότα με καταπληκτική ακρίβεια μέσα από την λεξαριθμική μέθοδο δεν υπάρχει αλγόριθμος ακόμη 100% αποδοτικός ώστε να έχουμε την, βέβαιη τη σίγουρη πρόγνωση όπως και στην αστρολογία, όπως και έτσι, έτσι. σε όλο σχετικά έτσι. Έχουμε, έχουμε κάποιους αστάθμιους παράγοντες Σχετικά ή όταν... καταπροσέγγιση όλα είναι οι προβλέψεις η... Πρόσεξε ε, τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γιατί ναι, φάμε, ναι, ας... σου, ναι. Η... η αστρολογία είναι μια συμβολική γλώσσα ε... Εντάξει, Εγώ τώρα που τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολούμαι με την Ουράνια Μην απολογείσαι, αυτό είναι μέσα στο θέμα Και εγώ λέω και στους φίλους γιατί είναι ψαγνιό για όλοι, ότι φίλοι Ότι η αστρολογία ήταν η αστρονομία του από του παρελθόντος καλά, τα λέω Ο πριν, πριν διδάξει Κάποια πράγματα περί αστρολογία στου μαθητέ του, δίδασκε η αστρονομία πρώτα. Ο Πλάτων, για να διδάξει φιλοσοφία στου μαθητάς του, έπρεπε να είναι βέβαιος ότι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν φιλοσοφία γνωρίζουν καλώς γεωμετρία. Γι' αυτό και είχε έξω από τη σχολή του, από την Ακαδημία, τη φράση Μιδή Αγιομέτρητο Ισίτο. Δηλαδή, δεν επέτρεπε σε κάποιον που δεν γνωρίζει γεωμετρία να εισέρχεται στη σχολή του, στην Ακαδημία, για να μάθει φιλοσοφία. Και αυτό ε, επιβεβαιώνεται από δύο πολύ σημαντικές ρήσεις του Πλάτωνος, ο οποίος είναι μέγος, μέγιστος, από τους μέγιστους φιλοσόφους, από τους πολύ <συσίλια> μεγάλους φιλοσόφους, ο οποίος ε, ε, είχε πει ότι η γεωμετρία είναι η μήτρη πάσης παιδείας. Και είχε ακόμη πει ότι ο γάρ Θεός μέγας γεωμέτρης εστίν. Όταν λοιπόν λέει ο Πλάτωνος ότι ε, ο θεο είναι μέγας γεωμέτρης και όταν λέει ότι η γεωμετρία είναι η μήτρη πάσης παιδείας, εμένα αμέσως... Ε, η περιέργεια με οδήγησε να κάνω λεξαριθμική ανάλυση και υπολογισμούς πάνω σε αυτές τις φράσεις και βρήκα ε, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, πήρα την λέξη γεωμετρία και βρήκα ότι ο αριθμός αυτής είναι 1264 όμως και ο αριθμός από τη φράση ημίτηρ πάσης παιδείας είναι ακριβώς ο ίδιος ε, και τίθεται εδώ το ερώτημα ο Πλάτων είχε κωδικοποιήσει με λεξαριθμικό τρόπο τη φράση που είπε Αναφερόμενο πάνω στη γεωμετρία, ή η ελληνική γλώσσα, η οποία ίσω να γνωρίζει τα γεγονότα, γνωρίζει τι ο Πλάτων είχε στο μυαλό του να, να πει, όπω και το είπε. Ε, ένα από τα δύο είναι που συμβαίνει. Τώρα, τι ακριβώ συμβαίνει, αυτό το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου να το σκεφτεί και ο καθένα μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Γι' αυτό είπα πριν αυτό, ότι επειδή μην απολογήσετε, διότι εσύ, τουλάχιστον από αυτά τα λίγα που ξέρω εγώ για σένα. Ή εδώ, δεν λέμε ποιος ταιριάζει με ποιο και θα κάνει όχι, σχέση όχι, Εδώ όχι. λέμε άλλα πράγματα αυτού του επίπεδου Οπότε μην απολογίσαι με την καλή έννοια το λέω όλα, όλα. Απλά εγώ θέλω να πω ότι Εργάζεσαι σε ένα έτσι. τομέα αστρολογικό Με πολύ σοβαρότητα Και σήμερα επί τη ε, ε, ε, ευκαιρία που είναι και ο Λευτέρης εδώ Θα πάμε σε μια άλλο, ένα άλλο επίπεδο Βεβαίως, βεβαίω και... Νομίζω ότι η παρουσία του Λευτέρη θα βοηθήσει τόσο τους ακροατές βέβαια. όσο και εμάς τους ίδιους έτσι. Έτσι, ε, προκειμένου να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να δούμε και μια άλλη οπτική βεβαίως γιατί ως γνωστόν τα μυαλά και τα τα δουλεύουν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά. Αυτό ναι, ξαναπέστω ναι. Απλά να βάλουμε ένα τραγούδι. Το να... βεβαίως, Τι θέλει να κάνει, να ροκάρο, να γκαζάρο ή να πάω κάπω. Τι λάθο. είναι τελείως ρόδινο. Προσεξε... Προσεξε... Να... Προσεξε... Θα φύγουμε απολύτω. Πρόσεξε Θέλω να ξεκινήσει λόγω ναι. και των ημερών και των γεγονότων με μια ροκιά. Ναι, πάρα Θέλω πάρα. κάποια στιγμή να βάζω... σου κάνω τζι... σινγκάλιο. Τζι... Τζι... Ωραία, ωραία. Πάμε. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, there to drink my wine. Come and take. I'm mm -hmm. Σήμερα Ξεκινήσαμε δυνατά με πίεση. Καν Χάι Ζώτιγκερ εδώ στο στούντιο και Λευθέρη Αργυρόπουλο. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει, ήδη στο μουσικά διαλύματα πέφτουν λέξει, αριθμοί: Γαλλία, Ελλάδα, Συμμαχία, ση, αυτά ιστορίε. Κακό, ο άλλο έχει ανοίξει το χάρτη τη Γαλλία. Η εκπομπή δεν είναι δύο ώρε, αντιλαμβάνεστε. Είναι νολίμητη no η εκπομπή σήμερα. Οπότε, μην φύγει κανεί. Αν και αφήκει κανένα, να χωρέσει να μπει κανένα άλλο, διότι δηλαδή το σύστημα είναι στα ωριά του. Λοιπόν. Ακόμα την εκπομπή Full του Άστρου πλέον κάθε Σάββατο στι 8 η ώρα με τον Καρλ Χάι Ζότιγκερ και εξαιρετικό καλεσμένο του Κάρ Καλ και δικό μα βέβαια εδώ ο Λευθέρη ο Αργυρόπουλο μα με την παρουσία του και θα μα πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. μας μα ξεκλειδώσει και λίγο με τη μαθηματική δομή των λέξεων την οποία κατέχει άριστα και δεν γνωρίζω και κάποιον άλλον αυτή τη στιγμή εντό ελλαδικού χώρου για εκτό με απασχολεί. Λοιπόν, Κάρολε. Επιστρέψαμε, είχαμε αφήσει σε ένα πολύ έτσι... Μια διευκρινήση, <laughs> πολλοί φίλοι δεν έχουν chat και μέσω στο στούντιο ακόμα είναι τρία PC ανοιχτά, το ένα έχει, τα άλλα δύο δεν έχουν. Μου στέλνουν και στο Face διάφοροι φίλοι από όλη την Ελλάδα. Ε, είναι μια ανεξάρτητη καταστασή, δεν φταίει ο σταθμό γι' αυτό, ε, ή F5 πατάτε ή το αφήνετε να έρθει μόνο του. Έτσι μου έχουν πει για μένα οι κομπιουτεράδες που ξέρουνε. Δυστυχώ, για όσου δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθεία, μέσω Facebook ίσω ή έχει καμιά άλλη διεύθυνση να δώσεις όπω σου είπε ο Τάσο, να έρχεται από εκεί και ε, Θα δούμε μήπω μπορέσει ο Τάσο να φτιάξει στο διάλειμμα ναι. να φτιάξει ένα chat το οποίο να μπορεί να μπαίνει μέσα από το ο blog στο Όχι τώρα, αμέσω μετά διάλυμα, το μουσικό διάλειμμα. Θα γίνει αυτό για όσου δεν του έχει ανοίξει το chat ακόμα. Λοιπόν, παρακαλώ, Κάρολα. Επιστρέψαμε και έχουμε α, Εδώ πέρα τον Λευτέρη τον Αρχηρόπουλο Που κόψαμε Μια, τη συζήτηση Μια φίλη λέει να πατήσουν το ερωτηματικό στο chat και ανοίγει Ό,τι πληροφορία μας έρχεται θα την λέμε στους Άρα. φίλους Το ερωτηματικό στο chat και ανοίγει Παρακαλώ Συνεχίστε. Το ερωτηματικό το πάτησα Περίμενε να ανοίξει η ωραία Περιμένω Πατάω ένα κουμπί Χοντρή βγαίνει ναι δεν ανοίγει τέλος πάντων Έχω να... εγώ το Λευτέρη τον Αργυρόπουλο εδώ Είχαμε μείνει στην προβλεπτικότητα της ελληνικής έτσι, γλώσσας. γλώσσας Είπαμε για να Είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα Και χαίρομαι που έτσι έχουμε και μια πιο ελληνοκεντρική προσέγγιση Γιατί μας έχουν φάει οι αλλοδαποι. Να ρωτήσω τώρα κάτι Πιστεύει εσύ ότι στην πραγματικότητα ε, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την ικανότητα μέσα από αυτή τη λέξη αριθμική έτσι κατάσταση να έχουν κάποια δυνατότητα πρόβλεψης. Ήταν κάτι, δηλαδή τώρα το θέτω λίγο περίεργα, ε, η, μαθημα, η ελληνική γλώσσα είναι τελικά μια μαθηματική γλώσσα θα μπορούσαμε να μπούμε. Αυτό έχει αποδειχθεί. Ότι είναι μαθηματική γλώσσα. Όσον αφορά το ερώτημα, αν είχαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι κάποια μέθοδο ή κάποιο τρόπο για να κάνουν πρόγνωση για το μέλλον μέσα από, από λέξει και από αριθμού, αυτό δεν αποκλείεται. Αυτό μπορεί να ισχύει. Διότι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν τα λεγόμενα μαντεία. Επίση γνωρίζουμε ότι υπήρχαν οι μυστικέ σχολέ. Οι μυστικέ σχολέ και οι μύστε, οι διδάσκαλοι, ε, τι μεθοδολογίε του, πολλοί από αυτού δεν τι είχαν δημοσιοποιήσει. Οι περισσότεροι, έτσι. Επομένω, ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ η πυθία ή κάθε πυθία πώ έκανε η καθε πυθια πω εκανε προγνωση των μελλοντικών γεγονότων, με μένα, ή δεν όσο. μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώ συνέβαινε στο τροφόνιων μαντίων και σε πολλά άλλα μαντία που υπήρχαν. Αλλά όταν έχουμε τόσε πολλέ ενδείξει ότι η γλώσσα μα μπορεί να γνωρίζει ε, γεγονότα τη ιστορία, ε, με ένα λαμπρό παράδειγμα, αυτό με τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, mm -hmm. που θα το τονίσουμε και πάλι σήμερα. Δηλαδή, εάν ε, υπολογίσουμε το αριθμητικό άθροισμα της φράσεως «Η Βαβυλών θα μας δώσει τον αριθμό 1293. Εάν τώρα υπολογίσουμε το άθροισμα της φράσεως, που είναι στον Ενεστώτα χρόνο, ο Μέγας Αλέξανδρος Αποθνίσκη, θα μας δώσει πάλι ως λεξαριθμικό άθροισμα το 1293. Αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι ο λεξάριθμος, ο συνάριθμος μάλλον, γιατί στην αρχαία Ελλάδα ονομαζόταν «συνάριθμος», φαίνεται να μπορεί να γνωρίζει ιστορικά γεγονότα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ε, παράδειγμα από την σύγχρονη ιστορία, να πάμε δηλαδή στο κοντινό παρελθόν, στο mm -hmm. πολύ κοντινό παρελθόν, είναι ότι αν υπολογίσουμε τους αριθμούς των ονομάτων Οπενχάιμερ και «Τρουμαν», θα δούμε ότι αυτοί είναι ίσοι. Και μάλιστα, εάν ε, προσθέσουμε τα άρθρα και δημιουργήσουμε τις φράσεις «Ο Τρουμαν» και «Ο ε, τότε θα πάρουμε πάλι ισοψηφία, δηλαδή θα πάρουμε πάλι λεξαριθμική ισότητα. Την προηγούμενη φορά χωρίς το, το άρθρον είχαμε ε, τον αριθμό 961 και βεβαίως με το άρθρον το όμικρον που ισούται με το 70 έχουμε ως νέον άθροισμα το 1031. Ε, και έτσι έχουμε την ισοψηφία ο Τρούμαν ίσον ο Οπενχάιμερ 1031. Εάν τώρα ε, υπολογίσουμε τον αριθμό της λέξης χειροσήμα, του ονόματο αυτού, χειροσήμα της πόλεως, ο αριθμό είναι και πάλι 1031, με τη διαφορά ότι οι λέξει αυτή δεν περιέχει άρθρον, που σημαίνει ότι είναι άοπλη, δεν είναι ενεργοποιημένοι, δεν είναι οπλισμένοι. Και πράγματι, οπλισμένοι ο Τρούμαν και ο Οπενχάιμερ, με το όπλο το οποίο δημιούργησαν κατ' εντολή του Τρούμαν προ τον Οπενχάιμερ και σε συνεργασία των άλλων επιστημόνων, με το Manhattan Project, αυτό, έριξαν αυτό το όπλο στην άοπλη Χειροσύμα, η οποία δεν περιέχει άρθρον. Και έτσι έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία, ο Τρούμαν, ίσον ο Οπενχάιμερ, ίσον χειροσήμα, ίσον 1031. Εάν πάμε στη πολύ πρόσφατη ιστορία και πάμε τέσσερα χρόνια πίσω στο παρελθόν, εάν γράψουμε τη φράση «κούρεμα χρέου αυτές τις δύο λέξεις, θα πάρουμε σαν άθροισμα τον αριθμό 2011. Επίσης, εάν γράψουμε τη φράση πανικό ή «στο σύνταγμα», θα πάρουμε πάλι ως άθροισμα το 2011. Είναι γεγονότα τα οποία είχαν τότε συμβεί. Και εάν γράψουμε και τη φράση «νεφος τζακιών», θα μας δώσει σαν άθροισμα τον αριθμό 2013, τότε που είχε αυτό δημιουργηθεί τη αυξήσεως τη τιμή του πετρελαίου θρεμάνσεως. Αυτός ο αλγοριθμός, ο οποίος προβλέπει εντό εισαγωγικών και εκτός και υπολογίζει ας πούμε, κάποια γεγονότα, είναι ο δεύτερος αλγοριθμός ο οποίος πρέπει να σχηματιστεί μια φράση η οποία να έχει άθροισμα λεξαριθμικών Ήσον ε, με, με το έτος τη χρονολογία κατά το οποίο γίνεται, διαδραματίζεται αυτό το γεγονό. Ε, παρότι αυτό ο αλγόριθμο είναι πιο αποδοτικό από τον αλγόριθμο Α, και πάλι δεν είναι 100% ε, βέβαιο. Ε, και υπάρχει yeah. κι άλλο ένα, ο αλγόριθμο Γ, με του πυθυνικού λεξαρίθμου. Αλλά όλα αυτά θέλουν ανάλυση, θέλουν διδασκαλία, δεν είναι απλά πράγματα και θέλουν ε, χρόνο και θέλουν και πολλή εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία. Εhm. Σε παρακολούθησα σε μια ομιλία των φίλων αστρολογίας Ελλάδας Που είχες πει για το ευρώ Με το οχτώ νομίσματα και Με το 8 ο, κέρματα ναι, ναι, ναι. Και, Ήτανε, με τα, και με τα 7 χαρτονομίσματα Μπορούμε να κάνουμε μια επανάληψη Για να το ακούσουν Γιατί το ευρώ τώρα είναι επανάληψη. στη ζωή μας Και να δούμε για πόσο θα είναι πούμε. Θα προσθέσουμε και κάποια νέα πράγματα Α, Πολύ ωραία Λοιπόν Καταρχήν, αν ε, προσέξεις, η λέξη «δραχμή» περιέχει μέσα, σε, μέσα της ε, τη λέξη «χρήμα». Γιατί ξεκινάει από το δέλτα, το οποίο το, το δέλτα είναι το ε, μυστικό σύμβολο της ε, θύρας, της πύλης. Ε, και πράγματι, ε, αν διαχωρίσεις τη λέξη «δραχμή» στο δέλτα και αφήσεις τα υπόλοιπα γράμματα, δημιουργείται μια μαθηματική λέξη, όπως τη λέω εγώ, η μαθηματική λέξη «ραχμή». Χωρί το ΔΕΛΤΑ. Αλλά αυτή η μαθηματική λέξη, με αναγραμματισμό, δημιουργεί τη λέξη χρήμα. Άρα στη δραχμή, μέσα, για όσου για πρώτη φορά το ακούνε, αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχει το χρήμα. Ενώ στο ευρώ, που είναι και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα λέξη. Και ελληνική. Και βεβαίω, ε, εάν το παρατονίσουμε, γίνεται ευρώ. Δηλαδή, ψάχνω ένα ευρώ, ένα ευρώ σήμερα. Όπω έχουν πάει τα πράγματα. Έτσι, έτσι. Έτσι. Έχει οδηγηθεί. Και γιατί το ευρώ έφερε τα πάνω, κάτω. Και η Πάλι επεμβαίνει και το γνωρίζει. Και αυτό. Λοιπόν, εάν πάρουμε τη λέξη δραγμή... και υπολογίσουμε τον αριθμό της... είναι 753. 7 και 5 όμως και 3 μα κάνει 15. 1 και 5 καταλήγουμε στο 6. Το 6 είναι ένας γεωμετρικός σχηματισμός... που πηγαίνει προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω. Έτσι. Ενώ εάν γράψουμε τη λέξη ευρώ που έχει 4 γράμματα... ο λεξάριθμός της είναι 1305... αλλά 1 και 3 και 0 και 5... 1 και 3 και 0 και 5 μα κάνει 9. Το 9 είναι κάτι που ξεκινάει από πάνω και πάει προ τα κάτω. Γι' αυτό λοιπόν το ευρώ έφερε τα πάνω που πήγαινε η τραχμή κάτω. Τώρα, εάν θυμηθούμε αυτά που έγραφα από το πρώτο βιβλίο μου, από το 2000, και το είχα μάλιστα και στο εξώφυλλο, ο τίτλο του πρώτου βιβλίου είναι Αποδείξει για τη μαθηματική κατασκευή τη ελληνική γλώσσα. η λέξει οικονομία έχει τον αριθμό 341. Τον ίδιο όμω αριθμό έχει και το ακρόνημο ATM. Θα, το α, σε, θα σε παρακαλέσω λίγο πιο αργά. Γιατί μπορεί μερικοί φίλοι να έχουν κανένα στυλό, ένα μολύβι. και να θέλουν να τα γράψουν. Να προλαβαίνουν ναι. να γράφουν, ναι, ναι, με αυτή την έννοια. Το α είναι η μονάδα. Το τάφ είναι το 300. <σκυκ> έτσι, και το μη είναι το 40. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε ATM από τα αρχικά των λέξεων OTO TELEMACIN, δηλαδή αυτόματη τηλεμηχανή, για να τα εξηγούμε ακριβώ τι είναι, για να εννοούν όλοι, ο αριθμό από το ακρόνιμον ή το ακρονίμιον. Αυτή της φράσεως, είναι το 341. Όμως, γνωρίζουμε σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, ότι η στρογγυλοποίηση της αξίας μεταξύ των δραχμών και του 1 ευρώ είναι 341 δραχμές. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η λέξη οικονομία έχει τον αριθμό 341, αλλά και το ακρόνιμο, το ATM, έχει πάλι το α, το τάφ και το μη, δηλαδή, το 341. Όμω, από τότε που έχει έρθει στην κυβέρνηση ο Τσίπρας, και πρέπει να βρούμε κάποια πράγματα για το όνομα αυτό, έχουμε τα τέσσερα πρώτα γράμματα, το τάφ, το σίγμα, το γιώτα και το π, να παραπέμπουν στο τσιπ, το microchip. Και γι' αυτό γίνεται χαμός με τις κάρτες, έτσι, είτε είναι πιστοτικές, είτε είναι χρεωστικέ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο είναι. Δεν είναι τυχαία λοιπόν τα ονόματα. Αλλά εάν πάρουμε τη φράση τρίτο μνημόνιο και το τρίτο... Το συμβολίζουμε με το Γ, διότι το Γ είναι το 3. Έτσι λέμε Γ μνημόνιο. Στη δημοτική γλώσσα εδώ. Ε, θα μα δώσει. Η λέξη μνημόνιο. Να το πούμε πάλι αυτό γιατί το έχουμε πει να το μάθουν όλοι. Έχει τον ίδιο αριθμό με τη λέξη κρίση. Ο αριθμό από τη λέξη κρίση είναι 338. Ο αριθμό από τη λέξη μνημόνιο είναι επίση 338. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η κρίση, ήρθε και το μνημόνιο. Ήρθε το μνημόνιο, ήρθε και η κρίση. Και η λέξη επιβλαβή έχει πάλι το 338. Αλλά είπαμε ότι. Εάν προσθέσουμε στο 338 το 3, που είναι το γάμα, γιατί τώρα έχουμε το, το γάμα μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, παίρνουμε 3 και 338, δηλαδή 341, το οποίο είναι το ίδιο με τη λέξη οικονομία και με το ακρωνύμιο ATM. Γι' αυτό και τα ATM δουλεύουν πολύ περισσότερο τώρα από τις προηγούμενες φορές και οι κάρτες και όλα αυτά δηλαδή που έχουν σχέση με το πρόθεμα chip, microchip. Και αν γράψουμε τη φράση ο καμένος και ο τσίπρας, εδώ είναι το αποκορύφωμα. Αυτόν που έλεγε, ότι αν γνωρίζει η γλώσσα τα γεγονότα, αν τα έχει κωδικοποιημένα. Φαίνεται ορισμένα από αυτά να τα έχει κωδικοποιημένα. Διότι ο Καμένο και ο Τσίπρας, κανονικά με βίωμη το όνομα του κυρίου Καμένου. Το ο Καμένος... και το γράφουμε και κανονικά. Ναι, κανονικά. Okay, και okay. πολύ καλή ερώτηση σου. Ο Καμένο και ο Τσίπρας είναι πλήρε οι φράσει. Έχει άθροισμα εδώ, λαμβάνει άθροισμα το 1488. Εάν γράψει τη φράση το τρίτο μνημόνιο, το άθροισμα είναι ακριβώ το ίδιο. 1488. Άρα, εδώ ο λόγο σου λέει με τον αλγόριθμο Α, ο οποίο σου δίνει άθροισμα που διαφέρει από το 2015, αυτό είναι ο αλγόριθμο Α, ότι πράγματι όταν θα έρθει ο καμένο και ο Τσίπρα, θα έρθει και αυτό που λέμε το τρίτο μνημόνιο, που ελπίζουμε να είναι το τελευταίο. Να τριτώσει το κακό. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι η συζήτηση. Καλά, έχει πάρει αυτή Μην φύγει, μη φύγει κανεί. Καλά, ποιο να φύγει. Εδώ λένε να μην φύγουμε εμεί. Ε, δεν είναι δύο ώρε η είναι τριώρη. Ένα, δεύτερον. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική κατάσταση θα εξελιχθεί εδώ μέσα στο στοντιό από τους κυρίους εγώ θα βάλω ένα τραγούδι γαλλικό με τον Ερή μαρσία συμβολικά και το αφιερώνουμε στα γεγονότα τα χθεσινά διότι αυτά θα είναι και το επίκεντρο ε, τη ε, συζήτηση ε, για, για τα χθεσινά γεγονότα ε, μετά ε, το διάλειμμα Ωραία Λευτέρη μου Τηλεκάνπη δηλαδή, Θα έρθει δηλαδή, ο ήλιο. C'est trop cher, tu peux même les voler Mais pas le soleil Y'a rien à faire, tu ne peux pas l'attraper L'eau et la terre, tu les prends dans tes doigts Tu peux en faire presque n'importe quoi Mais pas le soleil, c'est ton Seigneur, c'est ton Dieu, c'est ton roi. Mon amour à moi, il est comme le soleil. Il, vient, il, va. il est haut, il est bas, il, vient, il, va. il est loin, il est loin. Ce n'est qu'un point dans une immensité Mais lui le soleil Il fait le jour, le printemps et l'été Mon amour à moi, il est comme le soleil Il Il est haut, il est bas Il, vient, il, il est comme le soleil, il est haut, il est bas, il est loin, il est là. Mon amour est comme ça, il vous brûle, il est fort, il se cache, il s'endort. Βάλαμε συμβολικά Ρίκο Μασίας, Και ένα χαρούμενο τραγούδι Παρόλο τα γεγονότα είναι πάρα πολύ σοβαρά Και πάρα πολύ τραγικά Και υποκρύπτουνε και καταστάσεις περίεργες Μία προσπάθεια ανάλυσης Όσο αυτό είναι δυνατόν Θα γίνει εδώ από τους κυρίους Από τον κύριο Γαχάνι Σότηκερ και τον κύριο Λευθέρη Αργυρόπουλο Αντιλαμβάνεστε, η εκπομπή είναι συλλεκτική Μην με ρωτάτε τα αυτονόητα Θα ανέβει σε επανάληψη και θα ανέβει και στο site του σταθμού από Δευτέρα Τρίτη, γιατί αυτά τα κάνει ο χιονισμένος. Ένα, δεύτερον, χαίρομαι που πολλοί βρήκανε τη λύση, άνοιξε το τσάτ και μπήκανε μέσα και να έχουμε έτσι περισσότερη αμεσότητα, διότι είναι πάρα πάρα πολύ μέσα. αν λέω τώρα τα κράτη είναι για μια εξεταρία 70 και από τον πλανήτη και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την Ελλάδα έντος συζητάμε απανταχού τη Επικρατεία. Ε, με ρωτάνε αυτό που ήδη έχουμε ξεκινήσει να λέμε τις προβλέψεις που συνήθως κάνει και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και σκέπτεται μέσα από τους χάρτες που βγάζει ο Καρλ και μέσα από τη λεξαριθμική γνώση που κατέχει ο Λευθέρης ο Αργυρόπουλος να γίνει ένα συνδυασμός και να βγούμε όλοι έτσι λίγο πιο σοφοί σήμερα και πιο ευχάριστα να τελειώσουμε την κουβέντα η οποία μόλις άρχισε Λοιπόν, Καρλ θα πάμε, θα πάμε στα γεγονότα, αν θέλουμε να αρχίσουμε από τη Γαλλία που είναι ε, και το γεγονό τη. Δηλαδή, διακόψαμε λίγο το λεφθέρι. Κάτι πήγε να πει πριν το διάλειμμα, πες ναι, το και για, προχωράμε. Για τα, για τα συμβάντα αυτά τη mm -hmm. χθεσινή ημέρα, ναι. καταρχήν πρέπει να ε, αναφέρουμε, να τονίσουμε μάλλον, ότι η χθεσινή ημέρα δεν είναι τυχαίο που ήταν Παρασκευή και 13. Α, Χρησιμοί. για πάμε τώρα. Τα είχα πει για το Μητσοτάκι, με κοροϊδεύατα. Για το Μητσοτάκι? Ήταν στο Παρίσι χτες ε, Θα έλεγα ένα τηλεγράφη μας στον Ολάνδο Λες Βέβαια. Λοιπόν ολοκλήρωσε Εγώ δεν ξεχνάω ξέρεις αρχηγία μου έλεγε την ετοιμολογία τη λέξεως Τσίπρας Πήγαινε μετά σε αυτό που την, είπες α, για το 13 την, και την παρασεβή αριθμολοξία, Την αριθμολοξία Μάλιστα <laughs> Πήγαινε μετά στο θέμα 13 και παρασεβή Και μετά πάμε στα γεγονότα αυτά καθεαυτά ε, Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές Ότι ο Αριθμός από τη λέξη «Χάροντας» είναι 1322. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το τετραψήφιο αριθμό δύο ε, διψηφίους αριθμούς, το 13 και το 22, οι οποίοι έχουν αυτοί οι δύο αριθμοί συνδεθεί με το θέμα του θανάτου και δεν είναι τυχαίον ότι περιέχονται και οι δύο στον αριθμό, στον αριθμό της λέξης «Χάροντας». Ε, γιατί το 22, διότι το 22 είναι τα δύο πρώτα ψηφία από τον αριθμό της λέξεως «σταύρωσης». Έτσι. Εκεί λοιπόν ε, η λέξη «σταύρωσης» έχει τον αριθμό 2211, δηλαδή έχει το 22 και το 11. Αν τώρα προσθέσουμε το 22 και το 11, παίρνουμε το 33 και έτσι έχουμε μία συμφωνία με τα έτη του Ιησού Χριστού όταν σταυρώθηκε αυτός και δεν είναι τυχαίον ότι ο αριθμό της φράσεως «ο θάνατος του διδασκάλου» Είναι πάλι 2.211, που είναι ακριβώ ίσω με τον αριθμό τη λέξεω Σταύρωση. Δηλαδή, μα λέει η αριθμοσοφία ότι ο θάνατο κάποιου διδασκάλου θα γίνει με την Σταύρωση, όπω και πραγματικά έγινε. Και βεβαίω ο Ιησούς για πολλοί κόσμο ήταν ένα μέγα διδάσκαλο. Διότι εδίδασκε. Εδώ λοιπόν πρέπει να θυμηθούμε ακόμη και την ημερομηνία τη δολοφονία του Τζον Κέννεντι που ήταν 22 Ιανουαρίου του 1963. Βλέπουμε πάλι και εκεί το 22 και το 11. Το 11 είναι ο αριθμός των αλλαγών και συγκεκριμένα είναι ο αριθμός της καρμικής αλλαγής. Είναι ο πρώτος αριθμός της καρμικής αλλαγής διότι εάν γράψουμε την φράση καρμική αλλαγή θα καταλήξουμε στον αριθμό 272 και από το άθροισμα του 2, του 7 και του 2 καταλήγουμε αμέσως στον αριθμό 11. Γιατί όμως ο αριθμός 11 είναι ο αριθμός των αλλαγών. Διότι η μία μονάδα που είναι αριστερά στον αριθμό αυτό και οι άλλοι που είναι δεξιά μα δηλώνουν ότι από τη μία κατάσταση μεταβαίνουμε στην άλλη κατάσταση. Γι' αυτό όλα αυτά είναι δικαιολογημένα με ένα πολύ όμορφο τρόπο μέσα και από την λογική, την προτασιακή λογική, αλλά και από την πιθαγόρια αριθμοσοφία και από την απλή πρόσταση των αριθμών. Να το πούμε πιο απλά ότι πράγματι ο αριθμό 11 έχει σχέση με αυτό που λέμε αλλαγή. Όμω πριν από. Περίπου 10 χρόνια, 10 χρόνια πριν τουλάχιστον από το 2005... είχα υπολογίσει ότι η φράση «κοσμική έκρηξης»... έχει τον ίδιο αριθμό με την λέξη «σύμπαν». Και πράγματι το σύμπαν δημιουργήθηκε μέσα από μια μεγάλη κοσμική έκρηξη. Και αυτή η κοσμική έκρηξη που είναι το Big Bang που μας λένε οι κοσμολόγοι... είναι το τελευταίο από αυτά που έχουν γίνει. Αυτό θέλει μια ολόκληρη εκπομπή να εξηγήσουμε... Αναλυτικά γιατί το Big Bang αυτό, η κοσμική έκρηξη που έχει γίνει είναι η τελευταία και όχι η μοναδική. Είναι σφάλμα και υπάρχει επιστημονική απόδειξη γι' αυτό να νομίζουμε και να λένε κάποιοι ότι μόνο ένα Big Bang έχει γίνει και κανένα άλλο. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Αλλά αυτό δεν έχει ε, μόνο σχέση με την κοσμολογία αλλά μία από, ε, αυτές, τις, μάλλον μία από αυτές τις φράσεις, η φράση κοσμική έκρηξη ε, έχει σχέση με τα... Ε, χθεσινά γεγονότα. Διότι αν πάρουμε τη φράση Το Παρίσι, θα μα δώσει τον αριθμό 771. Οι, οι φράσει Κοσμική Έκρηξη έχει πάλι τον αριθμό 771. Αλλά και οι φράσει Το Γεγονό έχει επίση τον αριθμό 771. Αυτά τα γνωρίζαμε εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Όπω εδώ και τουλάχιστον 8-9 χρόνια γνωρίζουμε ότι οι λέξη Αγγλία, το κράτο δηλαδή, που καλείται Αγγλία. Έχει τον ίδιο αριθμό με τη λέξη κηδεία και ο αριθμό αυτός είναι το 48. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα ε, το συγκεκριμένο κράτος και οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους αυτού και τα σώματα ασφαλείας να είναι πολύ προσεκτικά, είναι να είναι σε επιφυλακή, διότι δεν αποκλείεται να έχουμε ένα νέο χτύπημα στο συγκεκριμένο αυτό. Έτσι, είναι κράτος. αυτή την πάσα. Καταρχήν να πάρω λίγο μια πάσα νωρίτερα όσον αφορά με το 22 και να πω εγώ τουλάχιστον για την 22η μοίρα. Τα τελευταία δέκα χρόνια, είσαι και λίγο παραπάνω, όταν ασχολιόμουν με την κλασική και το κάναμε μάλιστα και σήμερα και στο σεμινάριο που είχαμε με τα παιδιά είπαμε ότι η 22η μοίρα, βέβαια αυτή δεν είναι δίκη μου ανακάλυψη είναι ενός σέρβου αστρολόγου, του κυρίου Στογιάκοβιτς ο οποίο είναι τρομερός α πούμε ο οποίο έχει πει ότι η 22η μοίρα είναι η μοίρα της δολοφονία. Όπω η, η 18η μοίρα είναι η μοίρα του κακού. Θα τα αναλύσουμε αυτά παρακάτω. Ε, μου έκανε μια εκπληκτική πάσα και λέω να την αρπάξω την ευκαιρία ε, για τα γεγονότα που συνέβησαν. Ε, Ερχόμενο ε, στο Στούντι αυτό πριν δύο εβδομάδε και το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Είχα πει ότι από 5-11 άνοιξαν οι πύλε Τελικά α, φαίνεται ότι είχα δίκιο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή έχω ετοιμάσει κάποια ηχητικά, τα οποία δεν θέλω ούτε να προσβάλω κανέναν, απλά δίνω τη δική μου οπτική για το τι έγινε και το τι πρόκειται να γίνει, θα ήθελα. Η... να βάλω πρώτα. Ε, το α, αυτό που είπαμε. Αλλά... Και μετά το επόμενο. Ε, Μόλι, είχαμε, μόλι, πι... έτοιμος, είχαμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τόσο από το astrology, όσο και από, άλλα, από άλλους τόπους ότι η παρουσία του ουρανού στο ζώδιο του α, κρυού φέρνει πολύ περίεργες καταστάσεις, ανόδου στοιχείων περίεργων από την άλλη, ο Ποσειδώνας μέσα από το ζώδιο των ηχθείων, επειδή ο Ποσειδώνας είναι και έχει να κάνει τουλάχιστον με την κλασική αστρολογία. Θα σε διακόψω τόσο... για λίγο. Βεβαίω, βεβαίω. Κάτι που, μια γνώση που θα σε ενδιαφέρει πολύ γιατί είναι Υιν... στον τομέα σου. Ε, εάν πάρεις τη λέξη ηχθείς, ο αριθμός ο οποίος παράγεται είναι 1219. Τον ίδιο όμως ακριβώς αριθμό έχει και το όνομα Ποσειδών. Α, εξαιρετικό. Άρα έχει ποσότητα. ίσον ηχθεί, ίσον 1219. Ωραία. Και εάν πάρει τη λέξη ζώδια, mm -hmm. στον πληθυντικό κανονικά, είναι. Χωρί άρθρο. Χωρί βεβαίω. Θα το έλεγα και με πρόλαβε. Ο αριθμό τη λέξεω ζώδια είναι 822. Αλλά 8 και 2 και 2 κάνει βεβαίω το 12. Βεβαίω. Και η πιθανότητα ώστε να έχει. Συμφωνία διψηφίου αριθμού, ο οποίο λέγεται προπυθμενικός γιατί είναι πρώτου πυθμένος, γιατί mm -hmm. ο πυθμή είναι το 3 από το 1 έτσι, και το 2, έτσι. Έτσι, δεν είναι εδώ ένα ένατον, δηλαδή όπω είναι στου μονοψηφίου, τους πυθμενικούς γιατί η πυθμενική είναι μόνο από το 1 μέχρι το 9. Oh, yeah. Εδώ, επειδή έχει τριψήφιο αριθμό και ο μικρότερο τριψήφιος είναι το 100, ο δε, μέγιστος, ο, ο δε μέγιστος τριψήφιος είναι το 999, η πιθανότητα ώστε να έχει συμφωνία προπυθμενικού λεξαρίθμου που είναι το 12 με το πλήθο των ζωδίων είναι 1 δια 18. Είναι δηλαδή δύο φορέ πιο μικρή από το 1 προ 9. 1. Τώρα, εάν πάρει και το όνομα Απόστολη, η Απόστολη δηλαδή του Ιησού Χριστού, θα δει ότι λαμβάνει τον αριθμό 831, δηλαδή 9 μονάδε παραπάνω από το 822. Και εάν προσθέσει το 8, το 3 και το 1, πάλι θα καταλήξει στον αριθμό 12. Ποια είναι η πιθανότητα όμω τώρα να είναι. Και τα δύο αυτά τυχαία, γιατί είναι ταυτόχρονα γεγονότα, είναι 1 προ 324 ακριβώ. Γιατί είναι 1 δια 18 επί 1 δια 18. Αλλά το 18 επί 18 κάνει 324. Άρα είναι περίπου 3 τη χιλίου. Περίπου. Αυτά τα δύο να είναι τυχαία. Άρα, να πάρω την ερώτηση που βλέπω. Μhm. Mm που λένε κάποιοι φίλοι, δηλαδή. Από 18 έως 19 είναι η μοίρα του κακού ή από 17 έως 18. Όχι, από 18 έως 19. Ανέχουμε αλλά και μέχρι 1859 18, που... που είπε ο Έτσι. Ο ή, όπως Λευθέριο. το 22 ναι. είναι από 22,00 έως 22,59. 59 πρώτα, η ρόηση. Έτσι. Συνέχισε, λοιπόν, λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν και Και έλεγα ότι είχαμε πει για άνοδο κάποιων ακραίων στοιχείων ας το πούμε εθνικιστικών, πείτε το όπως θέλετε. Είχαμε πει επίσης, το ότι, και το έχουμε γράψει, ότι θα έχουμε προβλήματα με αλλόθρησκους και με αλλοεθνείς. Ε, νομίζω ότι είναι μια... ή στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Ε, Τα πέριμενε, πέριμενε. προβλήματα. Όχι, okay. okay. ρωτάω, yeah. επειδή βλέπω ναι, και δω... το τσάτ, εγώ βοηθάω, κατάλαβες. Ε, αυτό ε, έτσι όπως έγινε εκτές και θα αναλύσω στο, μετά το διάλειμμα το χάρτη ε, με πέντε φράσεις δεν θέλω να με γιατί νομίζω ότι εμένα με ακούνε κάθε εβδομάδα δεν δούμε σε έχεις να πεις πολύ πιο ενδιαφέροντα και δεν έχουμε και τη χαρά και τη δύναση ο, ο συνδυασμός είναι ο που μας πολελεί Είναι ένα χτύπημα το οποίο θα επαναληφθεί τουλάχιστον τρεις φορές Λοιπόν Εάν διαδομένη... ε, πάρουμε δεδομένο δηλαδή εκτές που ανέλαβε την ευθύνη Του γεγονότος ε, Το Ισλαμικό κράτος ναι, Και είπε θα χτυπήσω και Ρώμη και Λονδίνο Άρα έχουμε ένα και άλλα δύο τρία ε, Άσχετα ναι. που δεν έχουν συμβεί ακόμα εννοείται Πρόσεχτε να, δει, να δούμε κάτι ε, ε, Το θέμα είναι ότι Αυτή τη στιγμή Ο πιο εύκολος στόχος mm -hmm. Δεν είναι τη Γαλλία Ούτε το Λονδίνο Α, Θα τον πει ή θα τον αφήσει. Ε, βάλτε το αυτό το πρώτο εχιτικό είναι το τι έγινε και το τι θα συνεχίσει για λίγο καιρό. Ακούστε το. Τα μικροφώνα ανοιχτά, να ξέρετε. Αυτό ήταν το ένα Ήταν η άνοδος του Ίσης ε, Όλοι αυτοί που περάσανε Είδατε ο ένας από τις μυστικές υπηρεσίε Καταγράφηκε ότι ήταν τον Οκτώβριο στη Λέρο Για να ξέρουμε τι κόσμος μπαίνει Αυτό ήταν το πρώτο Δυστυχώς αυτός ο άτιμος ο νέφτονας είχε δίκιο και είχε πει ότι όπου υπάρχει μία δράση αναπτύσσεται μία ίση και αντίθετη αντίδραση Η αντίδραση πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι κάτι σαν και αυτό που θα ακούσετε τώρα Μισό λεπτάκι παρακαλώ γιατί με έχει μπερδέψει Εδώ an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation und deutsches Volk. Sieg eines! Sieg eines! Sieg eines! Sieg eines! Sieg eines! Και για να σας δώσω και τη λύση επειδή με ρώτησε και ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα ότι βλέπω ρωτάω. Έτσι. το τι θα γίνει θα σας απαντήσω με ένα τραγούδι που λέει για κάτι πρόβατα uh... Πάμε σε ένα διάλειμμα να ετοιμαστούμε και επιστρέφουμε Μέγιστος Νότσις Φακιανάκης και λόγω που κρατάει αυτή τη θέση τον έχει βγάλει το σύστημα απόξω. Καλησπέρα σας Βλέπετε, αλβεδωδεκατέσσερα.com το του Full to Astrum κάθε Σάββατο πλέον στι 8, γιατί ήμασταν σε 9 πριν δύο-τρει εβδομάδε. Στι 8, για τους φίλους του φίλου του Καρλ Χάιν Ζότιγκερ και για του φίλου του Σταθμού, εννοείται. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο και δεν εννοώ τον Γκάλ, διότι είναι η εκπομπή του, το φίλο μα και αδερφό, τον Ελευθέρη τον Αργυρόπουλο. Και είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα, συλλεκτική. Θα συνοηθούμε με τη λήξη τη εκπομπή, γιατί ξέρετε ότι. Τα απογεύματα σας βολεύει και πότε μπορούμε να την κάνουμε επανάληψη μέχρι να ανέβει στο site για να την ακούσετε ξανά όσοι δεν προλαβαίνετε τις καταρρυπάς πληροφορίε που έρχονται. Ούτε εγώ που τους ξέρω και τους βλέπω εδώ και μπορώ και ελέγχω την κατάσταση, δεν προλαβαίνω να δω πότε θα τους διακόψω για να μην χαλάμε και τον υρμό και γίνεται χάσμα. Στην ερώτηση τώρα, τι ζώδιο είναι ο κύριος ε... Αργυρόπουλος, θα αφήσω λίγο να δούμε αν από τα συμφραζόμενα και τη ροή των πραγμάτων μπορείτε να το βρείτε και μετά θα το πει και ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα Λοιπόν, έχουμε μπει στο κομμάτι γιατί τα θυμάμαι εγώ σου έχω δώσει τις ερωτήσεις, στο διάλειμμα yeah, yeah, yeah. που θα τις κάνεις ένα πακετάκι μετά mm -hmm. να ολοκληρώσει το λεξάριθμο για το Τζίπρα ο Λευθέρης και να πάμε στα γεγονότα πλέον Λευθέρη ε, είπαμε ότι... Το πρώτο μισό εμπεριέχει τη λέξη τσίπ και λοιπά και λοιπά. Ναι, Τα πρώτα τέσσερα γράμματα εμπεριέχουν τη λέξη τσίπ. Ναι. Αλλά το όνομα Τσίπρας έχει σαν ε, λεξαριθμό το 891. Τον ίδιο ρυθμό έχει και οι λέξεις ε, τούμπα. Γι' αυτό και έγινε και αυτή η τούμπα περί μνημονίων και περί ε, όχι σανέ και οτιδήποτε άλλο έχουμε δει. Και πολλών άλλων ας πούμε, αποφάσεων. Ε, γι' αυτό λέμε ότι ενδέχεται ο λόγος να μπορεί να γνωρίζει τη ροή των γεγονότων. Ενδέχεται όμως, δεν μπορούμε να έχουμε αποδείξεις, έχουμε ενδείξει. Ε, όσον αφορά τώρα ε, το, το θέμα των ε, πολιτικών εξελίξεων, αυτά μπορεί να μας τα πει και ο Κάρλο, όπως είπε, πολύ καλά, γιατί έχει τη δική του την προεργασία κάνει. Ναι, ναι, ναι πάντα τα λέει και δεν πέφτει και έξω που τα λέμε. Από ό,τι βλέπουμε είναι ακριβής, κατά μεγάλο ποσοστό. Ε, εγώ αυτό που προβλέπω είναι ότι... Με τη δική μου μέθοδο, μέσα στο 2016, το Μάρτιο του 2016, θα έχουμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα όσον αφορά την πολιτική στη χώρα μας. Δεν μπορώ ακόμα να προσδιορίσω τι θα είναι, αλλά αυτός ο μήνας, με τις 31 ημέρες που έχει, που ακολουθείται από έναν μήνα που έχει 29, που είναι δίσεκτο έτος το 2016, θα έχει πολλές πολιτικές, σημαντικές Ανακατατάξει, μεταβολέ, αναθεωρήσει. Θα, θα έχει σημαντικά πολιτικά γεγονότα Μάρτιο του 2016. Αλλά ε, δεν είναι τυχαίο αυτά που βλέπουμε τώρα, τα γεγονότα που συνέβησαν εχθέ, ε, που έχουμε την Παρασκευή και 13. Διότι, αυτό αυτό παίρνει. Διότι πες. είπαμε βεβαίω ναι. ότι ο αριθμό 13 είναι ο αριθμό του θανάτου, όπω και ο αριθμό 22 συσχετίζεται με τον ε, θάνατο πάλι, γιατί μέσα στη λέξη Χάροντα βλέπουμε το 13 και το 22. Πρώτα το 13 και μετά το 22. Ε, και δεν είναι τυχαίο που ε, είπαμε και η λέξη σταύρωση ξεκινάει με το 22. Αλλά εδώ πρέπει να ε, τονίσουμε ότι και το άθροισμα τη φράσεω ο αριθμό του σταυρικού θανάτου ε, είναι ένα αριθμό τετραψήφιο, ο, ο οποίο καταλήγει στον αριθμό 13 όταν προσθέσουμε τα τέσσερα ψηφία από τα οποία αποτελείται. Άρα έχουμε και εκεί απόδειξη ότι ο αριθμό του σταυρικού θανάτου είναι πράγματι το 13 και δεν είναι τυχαίο ότι τα ε, γράμματα που αποτελούν το όνομα Ιησούς Χριστός είναι ακριβώς 13. Αλλά επίσης και το όνομα Χριστός που σημαίνει ο και χρησμένο, αυτός που έχει λάβει το χρήσμα για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, ε, έχει άθροισμα το 1480 και προσθέτοντας το 1, το 4, το 8 και το 0 καταλήγουμε και πάλι στο 13. Εάν τώρα προσθέσουμε το 1 και το 3 θα καταλήξουμε στο 4 και το 4 συσχετίζεται με τα τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα που αποτελείται ένας σταυρός όταν ξεκινήσουμε να τα δημιουργούμε αυτά από το σημείο τομή των δύο ευθυγράμμων τμήματων από τα οποία αυτός αποτελείται. Έτσι. Πραγματικά λοιπόν βλέπουμε τη μεγάλη σχέση του αριθμού 4 με το σταυρό, ο οποίος βεβαίως παράγεται από το 13 και δεν είναι είπαμε τυχαίο ότι το όνομα Χριστός έχει τον αριθμό 1480 και 1 και 4 και 8 και 0 κάνει 13 αλλά και το όνομα Ιησούς Χριστός έχει ε, ω αριθμό γραμμάτων 13 γράμματα διότι το Ἰησούς έχει 6 γράμματα και το Χριστός έχει 7 γράμματα. Και ο Ἰησούς σημαίνει θεράπον, αυτός δηλαδή που θεραπεύει. Πώς λέμε ο θεράπων ιατρός; Ενώ Χριστός είναι αυτός που έχει λάβει το χρήσμα ο και χρισμένος. Άρα ο Ἰησούς Χριστός είναι αυτός που έχει λάβει το χρήσμα για να θεραπεύει. Είναι δηλαδή μιητικό αυτό το, είναι πολύ φιλοσοφικό και σημαντικό αυτό το όνομα που του, που του είχε δοθεί. Δεν είναι δηλαδή τυχαίον και εδώ συμφωνούμε πλήρω με τον Πλάτωνα ο οποίο. Μέσα στον Κρατήλο μα τονίζει ότι. Κρατήλο, βεβαίω, είναι ένα από τα 36 έργα του Πλάτωνος ότι η ονοματοδοσία των όντων δεν είναι τυχαία. Τι είναι όμω η ονοματοδοσία των όντων, Αυτό θα μα το απαντήσει πάλι η ελληνική γλώσσα. Γράφοντα τη λέξη κώδικ, που είναι κώδικα στη νέα ελληνική, έχουμε άθροισμα τον αριθμό 894. Εάν πάρουμε τη φράση η ονοματοδοσία, έχουμε το ίδιο ακριβώ άθροισμα. Άρα η ονοματοδοσία είναι ένα <coughs> κώδικα. Και γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε πλήρω με αυτά που λέγει ο Πλάτων στον κρατήλο ότι οι ονοματοθέτε και οι ονοματουργοί δηλαδή αυτοί που θέτουν, που ορίζουν τα ονόματα, είναι μεγάλοι μίστες και δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι, διότι για να αποδώσει σε ένα όν, ένα συγκεκριμένο όνομα, θα πρέπει αυτό το όνομα που θα του αποδώσει να ανταποκρίνεται εις το έπακρον με τι ιδιότητε αυτού του όντω, και δεν θα πρέπει να ονομάζει χωρί να έχει αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό και ο πλάτο αναλύει και αποδεικνύει στο έργο του κρατήσει ότι τα ονόματα δεν δίδονται ιστοντά με τυχαίων τρόπων και εκεί έχω ανακαλύψει εγώ μια καταπληκτική λεξαριθμική ισοψηφία η οποία ε, καταλήγει στον αριθμό 5.631 και είναι ε, η ισοψηφία μεταξύ των φράσεων η ονοματοδοσία των όντων ουκαιστεί τυχαία αυτό βγάζει 5.631 και οι, οι άλλη φράσεις είναι αυτή η οποία δηλώνει την ε, πεποίθηση του Πλάτωνος Δια την οντολογική ονοματοδοσία, η οποία έχει και αυτή ε, λεξαριθμικό ανάθρισμα ε, τον αριθμό 5631, αποδεικνύοντα έτσι ότι ο Πλάτων, όντω μέσα στο έργο του, ε, θεωρεί ότι τα ονόματα δεν δίδονται στα όντα με τυχαίων τρόπων. Αλλά όσον αφορά κάτι τελευταίο, τη χθεσινή ημερομηνία, για να επανέλθουμε εκεί, ε, ναι, μεν έχουμε πολύ μεγάλη σχέση με το 13, διότι ήταν 13 του μηνό και ήταν δύο μόλι ημέρε μετά από τα δύο εντεκάρια 11 -11 του, που είναι οι πολύ μεγάλες αλλαγές οι οποίες καταλήγουν στο 22 σαν 11-11 που έχουμε πάλι σχέση με το θάνατο με το 22 και δύο μόλις ημέρες μετά έγινε αυτό που έγινε και επίσης έχουμε σχέση με ε, τη στέρηση της ζωής αρκετών ανθρώπων έτσι, δυστυχώς ε, και βλέπουμε εκεί ότι η λέξεις Παρασκευή έχει άθροισμα το 815 αλλά και οι λέξεις ζωή έχει ακριβώς το ίδιο άθροισμα και εδώ πρέπει να εξηγήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, οι 7 ημέρε, καταρχήν θα αποδείξουμε με τη λεξαριθμική μέθοδο ότι ο Έλλην λόγος γνωρίζει γιατί η εβδομάς έχει 7 ημέρες εάν γράψουμε τη λέξη εβδομάς ο λεξαριθμός είναι 322 κατευθείαν λοιπόν από το 3 συν το 2 συν το 2 καταλήγουμε στον ιερό αριθμό 7 και αποδεικνύουμε με τον λεξαριθμό ότι η... το πλήθο των ημερών της εβδομάδος είναι ακριβώς 7. Εάν τώρα Πάμε στην πρώτη ημέρα, αυτή είναι η Κυριακή, διότι η Κυριακή είναι αμέσω πριν από τη Δευτέρα. Έτσι. Αυτή μετά... είναι η πρώτη ημέρα της Εβδομάδας. Είναι ημέρα, ε, η, Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Πατρός δηλαδή, γιατί ο Πατήρ είναι ο πρώτος και mm -hmm. μετά ακολουθεί οτιδήποτε άλλο, όπως και σε μια οικογένεια... Ξεκινάει η διαδικασία της ζωής από Και επειδή η μερικιά μυαλά είναι κολλημένα Ο Αργυρόπουλος μιλάει θρησκευτικά Μιλάει μαθηματικά πάντοτε. Και αδογμάτιστα πάντοτε, Αν πάντοτε. δεν ξεκολλήσει η λογοτομή που έχετε ε, Λυπάμαι πάρα πολύ Συνεχίζεις mm. Και να πεις και κάτι μετά και Αφού ολοκληρώσει γι ναι. Γιατί ζητάνε να... την ανάλυση Την έννοια της... του αριθμού 14 Βεβαίω. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω και θα συμφωνήσω με αυτό που είπε. Τα γεγονότα τα χθεσινά γίνανε εξαιτία του φανατισμού. Εξαιτία των δογμάτων και εξαιτία του φανατισμού που κάποιοι τα Ά, εκμεταλλεύονται. Έτσι, μπράβο. Που κάποιοι τα εκμεταλλεύονται το έπακρον. Με τα δόγματα και τον θρησκευτικό φανατισμό δεν καταλήγουμε σε πνευματική βελτίωση, ανέλυξη και άνοδο του πνευματικού μα επίπεδου. Οπισθοδρομούμε και καταστρεφόμαστε. Απόδειξη η χθεσινή ημερομηνία. Και μία και και άλλη, ναι, άλλη απόδειξη από τώρα εγώ. Πριν μια εβδομάδα, το λέω για τις κυρίες που μας ακούνε και όλες τις άλλες, η εταιρεία Balmen, η γαλλική εταιρεία Balmen, με, για τον αντιπροσώπον της στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έβγαλε κάτι συνολάκια, ακριβά με την έννοια, τώρα έχουν τα ρούχα 30, 20, 40, τα καλύτερα, αυτό έχει 500, 600, 800. Λοιπόν, στην Ερμό και στην Τζιμισκή που είναι το άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, έγινε συλλαλητήριο από τις νεόπλουτες κυρίες, Ποια θα πάνε να πάρει το συνολάκι. Εδώ ο κόσμο καίγεται και αυτέ κοιτά το συνολάκι. Και περιμένουν τώρα από το τσάτ, από τον αέρα, από την καθημερινότητα, από τι εφημερίδε, για τα μπινελίκια που λέμε κάθε τόσο εδώ, να βελτιωθεί η Ελλάδα και να του σώσουν οι εξωγήινοι. Απατάστε, απάτη, νικτράν. Δηλαδή λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί μου λένε μερικοί εδώ, προβλέψει. Μα τι προβλέψει, αφού δεν μπορεί να προβλέψετε τι δηλαδή θα φάτε σε λίγο. Εδώ ακούτε μαθηματικά. Και προβλέψει και επαληθεύσει. Λευθέρη, εδώ Λοιπόν, μουσκασε. δεν μπορώ, έχω ανακτήσει Περίμενα, τώρα γιατί μου στρέφει. Κράω συνολάκι μπαλμάν ναι. από την Κίνα. Είναι... Σα έχουν πιάσει μαλάκε, σα τα παίρνουν και λέτε ποιο θα σα σώσει. Κανένα δεν θα σα σώσει. Ο Τσίπρα που περιμένατε σα την έκατσε. Και χωρί προφυλακτικό έχει 13% με προφυλακτικό 23%. Λοιπόν. Λευθέρη, τι αριθμό έχει η λέξη προφυλακτικό, παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. <χει> το... Για να το λέω με τον αριθμό, για να κάνω τα λογοπαίγνια μου όπω εσύ γνωρίζει, οδήγησες... για να μην με ακούνε και να νομίζουν ότι λέω κακέ λέξει. Με οδήγησαν σε κάτι σημαντικό τώρα. Παρακαλώ. Ε, είχα πει εγώ πριν τι εκλογέ του Ιανουαρίου του 2015 ότι ο Τσίπρας σα έλεγε έτσι, και μα έλεγε: Η ελπίδα έρχεται. Εννοούσε όμω, το έλεγα σε πολλού άλλα. Αλλά... Είχε βγάλει το έλ. Δεν το ακούγανε οι πολλοί και Είχε γελάμε... βγάλει το ελ έλ, ναι. Ακριβώς ε, ε, Έλεγε η ελπίδα έρχεται Αλλά εννοούσε η λεπίδα έρχεται Και θα μας ξηρήσει η ΣΥΡΙΖΑ Είναι Όταν... αναγραμματισμός η ελπίδα Λελπίδα, Της λέξη λεπίδα. Λεπίδα. λεπίδα Ακριβώς Έτσι ε, Λευτέρη εμένα Τελικά... Μου είχε ένα μπιλιετάκι Σε κοινωνώ <συγνώνα> με τα πνεύματα Για λέγε ε... Μου κλέβει τη δουλειά. Αν πει νοικοκυριών, είσαι με τα αγαπά. πνεύματα. Εγώ είμαι ε. με του εξωγήινου αντιπρόσωπου. Ε, Κάποιο φίλο από το chat λέει να πούμε στο ελευθερίο, γιατί εγώ το μόνο λεξάριθμο μπορώ να πω ένα και ένα είναι δύο. Εκεί μετά αρχίζω και εγώ θέμα. Ε, τι λέει ο λεξάριθμο για τον Κασιδιάρη, ε, Εδώ, ναι. Έχει, είχα πει κάτι. Και το 14 εκρεμεί. Ναι, εκεί που είχαμε πει τη φράση κούρεμα χρέου, mm -hmm. που βγαίνει ο αριθμό 2011. Και είπαμε και τη φράση νέφος Τζακιών» που βγαίνει ο αριθμός 2013. Μας λείπει το 2012. Εάν γράψουμε τη φράση «Ο Κασιδιάρης εναντίον της Κανέλη», το άθροισμα είναι 2012. Ε, και τότε είχε γίνει αυτή η μονομιστότητα της λεπτικής στο τένα κλπ. Οπότε και αυτό το γεγονός είναι καταγεγραμμένο ε, μέσα από την λεξαριθμική μέθοδο. Ξέρεις Καλ, έχει ειδικό του τρόπο που δουλεύει αυτός. Καλά το κατάλαβα. Τον ε, βάλουν και τον διαβάλουν. Γιατί? Γιατί είναι μονά. Εγώ καλά, τώρα. Για, για να πω έτσι και την αμαρτία μου. Μονά ήσουν Σάμον από την Σάμων. Ο Πιθαγόρα από την Σάμον Παρακαλώ κυρία. Αλλά τι βγαίνει 361. <χαι> Γιατί <χαι> δεν καταλαβαίνει. Σάστο τελείω. Όταν <χαι> ρητάει κάνει και τα... κάνει 10 που είναι η πρώτη τετρακτή. που είναι 1 2. και 2 και 3 και 4. Και είπε πριν κάτι <χαι> πολύ σωστό για τον Νεύτονα. Ότι όπου υπάρχει δράση υπάρχει και ίση αντιθέτου φορά. Αντίδραση. Γιατί διότι ο Νεύτον κλεινόταν μέσα σε ένα μικρό σπιτάκι και μελετούσε αρχαία ελληνικά. Και μα το βγάλουν από το 2011 ότι ο Νεύτον μελετούσε αρχαία ελληνικά και έγραφε τα αρχαία ελληνικά. Ποιο ο Νιούτον. Ναι. Ποιο ο Νιούτον. Και εδώ, άμα γράψει καθαρέμουσα που γράφω τα βιβλία μου ή μιλήσει για αρχαία ελληνικά, θα σε πούνε, Είσαι πούνε. Θα σε πούνε γραφικό. Είσαι γραφικό. Αγόρι μου, σε παρακαλώ τώρα. Έχει πάρει άδεια τη Ρεπούση. από τη Χάνα Διαμαντοπούλου. Έχει πάρει άδεια. Από τον άλλον, το φίλι έχει πάρει άδεια. Τι μα λε, Αφού φίλι, μόνο άδεια και χασαποταύρνα, δώσε έτσι. Ο, τώρα δεν το βάζουν σε χασαποταύρνε γιατί δεν μπορεί να βαίνουν τα παλιάκια. Είναι η πρώτη γλώσσα στην Αυστραλία τα αρχαία ελληνικά. Μόνο. Και στο Χάρλεμ, είναι... σε σχολείο μαύρων, είναι... ελληνίδα καθηγήτρια διδάσκει αρχαία ελληνικά. Είναι... Είναι... Είναι... Ναι, το βάλανε επίσημα, λέει μια φίλη εδώ είναι... που είναι, η Κέτη η Σουανομή που ήταν χτε εδώ, έρχεται κάθε μέρα εδώ. <σίλω> <σίλω> κοπέλα, μου άρχισε την Παρασκευή που είσαι εκπομπέ, σε παρακαλώ πολύ. <ΣΣΣΣΣ> ασχολείται <σίλω> με του βελονισμού. <ΣΣ> το ολοκληρώνω, <ΣΣ1> Ολευτέρα. <Λα>, <σίλω> ε, Επισήμω στην Αυστραλία η ελληνική γλώσσα είναι η δεύτερη γλώσσα. Όπω στην Αμερική έγινε η Ισπανική. Και μην ξεχνάμε ότι ο Λίνκολν είχε προτείνει επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ την ελληνική. Και χάσαμε για μία ψηφο. Και τι έγινε μετά, ο νοήτο Μην το σχολιάσουμε. Λέγε αυτό που ήθελε να πει. Εγώ να σου πω την αμαρτία γιατί. Όταν ήταν. Ε, είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο και μου λέει. Κάριν μου λέει, ετοιμάσου την επόμενη. τη μεθεπόμενη βδομάδα. Ναι, με πήρε να μου πει πότε κάτι λέει. Μου λέει, έχει την εκπομπή, λέει, το τελευταία. Το λέω στη σύζυγο και μου λέει. Αν θα ρωτήσεις για το παιδί. Και δεν θέλω τώρα να του κάνω διαφήμιση, ξέρει εγώ με και λίγο. Όχι στον αέρα τώρα, ράσπι... α Όχι, όχι, όχι. όχι. Πρόσεχ, στον αέρα. Το, το ρώτησα στο διάλειμμα. Εντάξει, ο άνθρωπο μου άφησε. Ενέω. Έχω. Έχω βρει αντίπαλο δηλαδή, και κάθε έτσι βέβαια. Άρα θα σε βοηθάει η συνεργασία σου ο τρόπο που στα λέει. Όχι, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό αυτό που κάνει. Να, όπω μια άλλη λέει, η Λιάννη θα γίνει μάνα, Ρωτάει ένα. ναι. ναι. Να, Εντάξει. Ναι. Ε, τώρα για να πάμε λίγο στα χτεσινά γεγονότα. Και θέλουν, μου... και θέλουν μετά, αυτό για μετά Αλευθέρη και η Καρλ. Βεβαίω να πούμε λέξη αριθμικά και με το κώδικα του ΚΑΛ περί Ελλάδος προβλεπτικότητα ή Θα κάνουμε προσέγγιση. και μια σημαντική αναγγελία Μετά. για τα πετρέλαια της Ελλάδος Ωραία, Στο δεύτερο δεύτερος κελός. Λοιπόν, Ήπο... συνέχισε Κάρολε που έχουμε, ε... που έχουμε πάρα πολλά Εγώ τι, τι βλέπω εδώ πέρα Βλέπω καταρχήν ότι οι αυτοί που έχουνε το νήσεις ή κάνανε χάρτη για να χτυπήσουνε ε, γιατί ο Χαντές είναι πάνω στο μηδενική κρύου ήλιο που δείχνει ένα πολύ δυσάρεστο γεγονό, στο οποίο θα πάρει μεγάλη έκταση και στη μηδενική κρύου ερμή. Βέβαια αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι ότι λόγω του ότι ο Ποσειδώνας είναι πάνω στο μεσοδιάστημα ουρανού βουλκάνους θα έχουμε θέματα διότι ο Λαντ που λέει Κυρίσω τον πόλεμο στο ση, αφού εσύ τον κατασκευάσασε. Εσύ του έδωσε τα όπλα. Και αυτό έρχεται σε μια ρίση να κολλήσει και να δει απάνω που λέει Ουδή ασφαλέστερο εχθρό από τον ευεργετηθέντα. Αχάριστό. Αυτό. αυτό... Κανεί επικινδυνοδέστερος Του του θέντος Αχάριστό. Και αυτό να το θυμάστε γιατί σε λίγο καιρό. Μην με πείτε ότι είμαι γιατί εγώ σα τα λέω μια-δύο εβδομάδε νωρίτερα και τα βρίσκεται μπροστά σα. Ωραία. Σε λίγο καιρό αυτά, ίσω έχει τόσο μεγάλη έκταση. Ωραία. Θα τα δούμε και εδώ. Τώρα, όποιος νομίζει ότι είναι μάγκα έτσι παντελονάτο, α κατέβει μια βόλτα μέχρι την ομόνια και άμα δεν του λύσουν το πρόβλημα τη δυσκυλαιότητα. Και εννοεί ψιλό αργά. Όχι το μεσημέρι. Το μεσημέρι δε... Το έχω κλείσει, το έχω κλείσει, Παρακάνω να το ανοίξω. Ναι, ε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό που λες. Ε, Μία ε, φράση η οποία δημιουργεί ισοψηφία με τη λέξη χάροντας, την οποία την έχω ανακαλύψει από το 2005, 10 χρόνια πριν, και είναι το κέντρο της Αθήνας ίσον χάροντας, ίσον 13.22. Και τώρα με φέρνει σε προβληματισμό με αυτά που είπες. Απλά θεωρώ ότι... Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι χαοτική. Για μένα προχτές που έγινε η σύσκεψη κορυφής για το μεταναστευτικό, για το εμάς περιπτώσει ο Ερντογάν παίζει πολύ έξυπνα ένα πάρα πολύ καλό χαρτί ωραία, σε αντίθεση με εμάς. Το δυστύχημα είναι όμω. Εμεί δεν μπορούμε να παίξουμε χαρτιά, αρέσει η κάρδια, δεν έχουμε τράπουλα. Τράπουλα όμω. Εννοούμε η πολιτική, κατάλαβε. Η τράπουλα όμω έχει 52 χαρτιά και έχει ω κυρίαρχα χρώματα το μαύρο και το κόκκινο. Αυτοί που φοβόντουσαν την Ιερά εξέταση όταν τη δημιούργησαν, κωδικοποίησαν μέσα σε αυτή το φλεβικό και το αρτηριακό αίμα που έχουν αντιστοιχία με το μαύρο και το κόκκινο, αλλά οι λέξει έμα είναι ο αριθμό των τραπουλόχαρτων, είναι το 52 ο τη. 4 επί 13 είναι 52. Λοιπόν. Ψούψού, πάω τραγούδι. Α το ψούψω τώρα. νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Σατίνα στον εξωστή. Από το σήμερα στο χτες της απουσίας πίτιτες με έναν ήχο στη ψυχή ναυάγω σωστή. Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικού θα ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς σε συμπληγάντες μια ζωή παγινευμένη. <Στοί> Στο ίδιο εργοθέατες, εσύ και εγώ τραγουδιστές Υπόφευκτα τη εξουσίας. η μα διαδηλωτέ και τα σιγάκια εμβρίστε. Αυτό το έργο είναι παιχνίδι, φαντασία. χωρίς πλοκή τις ιστορίας εμπλοκή αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις. Με ποια τραγούδια να σωπείς με ποιους δικούς σου να βρεθεί. και ποια αλήθεια τώρα ποια να μαρτυρήσεις. Θα βρούμε αλλιώτικου ρυθμούς του τραγουδιού μας τους κρεμούς θα περπατήσουμε και απόψε ακοροβάτε μέσα από λόγια και λιγμούς τις εποχής μας τους κρυσμούς θα ξεχωρίσουμε από τις Οι δυο έργο θεατέ, εσύ και εγώ τραγουδιστέ. Φανατική τη πιο μεγάλη εξουσία. Οι ήχοι μα και τα στιχάκια εμβριστέ. Αυτό το έργο είναι παιδίτη φαντασία. Τη ψυχή, το πανικό. Αποψεπνίγομαι. Χρειάζομαι αέρα. Θέλω να αρχίσω από εδώ, παλιώ στα παράγματα να μπω. Να πω στον κόσμο μια δική μου, μια δική μου καλησπέρα. Εσύ και εγώ τραγουδιστές Φανατικοί της πιο φεκά εξουσία εξουσίας Οι ήχοι μας Και τα στοιχάκια ευριστές Αυτό το έργο είναι παιχνίδι Φαντασιά Εδώ είμαστε albedo Το σύστημα έχει πέσει. Πολλοί έχουν πρόβλημα με το chat ή με τον ήχο. Δεν είναι δικό μα θέμα αυτό. Κάντε τι προσπάθειέ σα. F5 ξανά. Δεν ξέρω τι. Κλείστε τον υπολογιστή ξανά. Νύχτε τον κλπ. Κάθε Σάββατο βράδυ λοιπόν στι 8 και όχι στι 9. Ο Καρν Χάιντζόντιγκερ είναι εδώ στο στούντιο και μα λέει αυτά που μα λέει. Σήμερα όμω έχουμε στην παρέα μα τον αδερφό φίλο και δάσκαλο γιατί έχει δικό του έργο. Που παράγει το λεφθέρι τον Αργυρόπουλο, τον οποίο προσπαθεί ο Καλ να τον εκμεταλλευτεί για να τον εστίψει. <ΣΣΣ> Αλλά αυτό είναι. δεν είναι. δεν είναι. δεν είναι μόνο δε... ο Κουπά ο τώρα, είναι εκπαιδευμένο <ΣΣΣ> άτομο. Ε, έχω εδώ πέρα δεύτερο χαρτάκι, έσκασε. Λοιπόν, ε, σου έχω δώσει αυτά που βλέπω από ναι. το τσατ. Λέει ο λεξάριθμο του Παρισίου, τι σημαίνει. με ε, την έννοια όχι βεβαίως. μόνο του αριθμού, ενοιολογικά. Είπαμε ε, ότι με το άρθρον, το Παρίσι, έχει τον αριθμό 771. Είναι το ίδιο με τη φράση «το γεγονός». Πάλι 771. Άρα, σαν Παρίσι, χωρίς άρθρον, έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό με τη λέξη «γεγονός». Και βλέπουμε εχθές να συμβαίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό, δυστυχώς πολύ δυσάριστο γεγονός, το οποίο ε, θα έχει σαν αποτέλεσμα την, την αρχή της ακολουθία κάποιων άλλων γεγονότων, τα οποία θα πάρουν επέκταση που ίσω να μην μπορούμε ακόμα να εδενηθούμε πόσο μεγάλη και πόσο σοβαρή μπορεί να είναι. Αλλά πρέπει ε, εκτό από αυτό ε, να κλείσουμε και το θέμα των ημερών τη εβδομάδα, γιατί το είχαμε αφήσει. Βεβαίως, λεπές. Βεβαίως, ναι. Έτσι, είπαμε ότι η πρώτη ημέρα είναι η Κυριακή και η Δευτέρα είναι η δεύτερη. Στη δημοτική το λέμε δεύτερη, η Δευτέρα είναι το σωστό. Η τρίτη, η τετάρτη, η πέμπτη μετά. Μετά θα έπρεπε η επομένη ημέρα να λέγεται έκτη. Δεν λέγεται όμω έκτη λέγεται Παρασκευή. Και δεν έχουν κάνει την ερώτηση, που είναι πολύ σοβαρή ερώτηση, γιατί αυτή η μέρα δεν λέγεται Εκτή και λέγεται Παρασκευή και γιατί η επομένη ημέρα που θα έπρεπε να λέγεται Εβδόμη λέγεται Σάββατον. Και επειδή είπαμε ότι τα όντα λαμβάνουν, εδώ οι μέρες βεβαίως είναι πνευματικά όντα, έτσι, δεν είναι υλικά όντα, είναι πνευματικά, ε, πάντως είναι ε, μια πολύ λογική η. Σχέσει της ονοματοδοσίας με αυτό που σημαίνουν τα συγκεκριμένα αλλά και όλα τα όντα όταν αυτή είναι σωστή επομένως θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί λέγεται Παρασκευή και γιατί δεν λέγεται έκτη επειδή αναφέρεται στις γραφές «την δε έκτην ημέραν επίησεν άνθρωπον και έδωκεν αυτό πνοήν ζωής» όταν λέει ότι την δε έκτη ημεραν επιησεν ημέρα επίησεν σημαίνει ότι τον παρασκεύασε τον άνθρωπο και το έδωσε ζωή Γι' αυτό έχουμε τη λέξη Παρασκευή, από την Παρασκευή που λέει επίησαν άνθρωπον και δεν έχουμε τη λέξη Έκτη και του έδωσε Ζωή. Γι' αυτό και οι λέξης Παρασκευή και Ζωή και οι δύο αυτές λέξεις έχουν ως αριθμό το 815. Και καταλήγουμε από το 8, το 1 και το 5 στον αριθμό 5, γιατί 8 και 1 και 5 μας κάνει 14, για το 14 που είπατε πριν, και 1 και 4 μας κάνει 5, γιατί η Ζωή έχει πολύ μεγάλη σχέση με τον αριθμό της πεντάδος, διότι ο πεντάκτινος αστέρας, το πεντάγραμμον, έχει τεράστια σχέση με τη δημιουργία του ανθρώπου και αυτό φαίνεται και στον κώδικα του Νταβίντσι, στον βιτρούβιο άνθρωπο, αλλά και με τη δημιουργία του ιδίου του σύμπαντος και βεβαίως αυτά ήταν θέματα τα οποία τα γνώριζαν πολύ καλά οι πυθαγόριοι εκατοντάδες έτσι, έτη πριν από την έλευση του Λεωνάδου Νταβίντσι και πολλών άλλων έτσι. στην αναγέννηση και πιο πέρα. Αλλά ε, μετά πηγαίνουμε στο Σάββατο για να κλείσουμε με την εβδομάδα. Ναι, κλείσε το, ναι. γιατί έχουν έρθει ε, εδώ βροχή από ερωτήσεις. Ε, είναι, η ημέρα, είναι η εβδόμη ημέρα, που είναι και η ιερά ημέρα της εβδομάδας το Σάββατο. Η Σεπτή. Η Σεπτή, ακριβώς, γιατί ε, η Επτάδα στην αρχαία ελληνική είναι επτά. και είπαμε ότι άμα αναγραμματίσουμε τη λέξη επτά, θα πάρουμε τη λέξη Σεπτά και τη λέξη απτέ. Άρα έχουμε απτές αποδείξεις ότι η 7 ανήκει στα 7 που σημαίνει στα ιερά, άρα είναι ιερός αριθμός και αν πάρουμε τη λέξη ιερός θα μας δώσει λεξάριθμο το 385 και προσθέτοντας το 3, το 8 και το 5 θα καταλήξουμε στο 16 και προσθέτοντας το 1 και το 6 θα καταλήξουμε στο 7. Έτσι λοιπόν κλείνουμε με το εξή ότι αφού ολοκλήρωσε ο Θεός τη δημιουργία σε 6 χρονικές περιόδους, τις οποίες εμείς τις λέμε η μέρες, αλλά είναι χρονικέ περίοδοι συμβολικά τι λέμε. Δεν, οι χρονικά, να έχω δεν είναι άσουμε χρονικά ένα 24ο. Εννοείται, είναι πολύ μεγαλύτερη στην διάρκεια του. Ε, έτσι είχαμε, λοιπόν, την εβδομή η μέρα, εντό εισαγωγικών ημέρα, μετέβει εισάβα των τόπων. Δηλαδή έφυγε και πήγε σε ένα άλλο τόπο όπου ο άνθρωπο δεν μπορεί να βαδίσει, δεν μπορεί να απορευτεί, δεν μπορεί να πάει. Γι' αυτό ημέρα, <coughs> ή άβατον. Ποιο είναι αυτό ο τόπο, γιατί πρέπει να λύσουμε και αυτό το ερώτημα για να ολοκληρώσουμε. Γιατί όσο πιο πολλές απορίες λύνουμε, τόσο πιο καλό είναι για όλους αυτούς που μας ακούν. Είτε είναι εδώ, είτε είναι αλλού. Και είναι άμπατα αφού του πλανήτου, αγαπητέ μου, αφού, πλανήτου. σήμερα. Πολύ σωστά το είπες, του πλανήτη, το είπες και σωστά. Λοιπόν, ο άμπατος τόπος είναι ένας κόσμος ο οποίος αποτελείται τουλάχιστον από τέσσερι διαστάσεις. Επειδή εμείς κατοικούμε στις τρεις, δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε τα όντα τα οποία ε, κατοικούν στον κόσμο των τεσσάρων ή και ανωτέρων των τεσσάρων, περισσοτέρων των τεσσάρων έτσι, διαστάσεων Γι' αυτό υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μυστικό μέσα στη λέξη Θεός Και πρέπει όλοι να παρατηρήσετε ότι η λέξη Θεός αποτελείται από τέσσερα γράμματα Και κάποιοι ομιλούν περί του τετραγράμματον, αν έχετε ακούσει Αλλά και η λέξη Θεός ξεκινά με ένα κύκλο ο οποίος έχει και τη διάμετρό του Ούτε αυτό είναι τυχαίο, διότι το πηλίκον του μήκους της περιφερεια ενός κύκλου προς τη διάμετρο αυτού είναι το 3,1415, 926, 535, 897, 93, 23, 84, 62, 64 κλπ. Και αυτό αντιστοιχεί στο πλήθος των γραμμάτων της Ρήσεως του Νικολάου Χατζηδάκη, μέχα Γεωμετρή, το κύκλο μήκο είναι ορίζει διαμέτρο. Παρήγαγε ένα ρυθμό αναπέραντων και ον φεύγει ουδέποτε όλων στην τυθαεύρωση. Αλλά αυτά είναι μόνο τα πρώτα 23 δεκαδικά ψηφοδέλτια. Νομίζω ότι έχει όλο... κάνει τα χίλια πρώτα δεκαδικά yeah. καλά. Είναι, είναι λίγα, όλο αυτό είναι το θήτα. Και δεν είναι τυχαία έτσι γραμμένο ένα κύκλο σε μια γραμμή. Γι' αυτό γιατί... βάλετε και προσβαλετε η ελληνική γλώσσα, αγαπητοί φίλοι. Και όπου βρείτε τη ρεπούση. Σε σακούλα, μην την τρευματίσετε. Το λευκό χορηγό. Μεγαλύτερο μυστικό για τη λέξη Θεό. Ε, δεν θα το πούμε ακόμα έτσι. Δεν, δεν, δεν πρέπει να το πούμε ακόμα είναι, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό Ό, Ότι δεν πρέπει πούμε, δεν το λέμε ναι, ίσως, ίσως το πούμε σε μια ε, διάλεξη έτσι, Με, έτσι. με, με λίγου. Λοιπόν Επειδή δηλαδή μου ήρθαν εδώ οι παραγγελίες Κάτι Λεπέν και Βερολίνο Άλλο το Λεπέν Θέλουν ναι τον το λεξάριθμό και την εννοιολογία ε, Όλοι πρέπει να θυμηθούμε Ότι στην Ελλάδα κάποτε υπήρχε ένα κόμμα Που Επέν. ονομαζόταν Λεπέν. Και βλέπουμε τώρα το Όνομα στη Γαλλία, το οποίο είναι. Λεπέν. Οπότε, τι προστίθεται εκεί, ένα το, λάμδα. Λάμδα, το οποίο είναι το 30, ο αριθμό 30. Αλλά οι λέξει Γαλλία, έτσι, από το 30, το 3 και το 0, καταλήγουμε στο 3. Εάν πάρουμε τη λέξη Γαλλία, που δεν αναφέραμε το λεξάριθμο, και δεν μα ρώτησε μέχρι τώρα κάποιο, είναι 75. Αλλά 7 και 5, πηγαίνουμε στο 12 και πηγαίνουμε πάλι στο 3. Και βλέπουμε ότι και οι λέξει Γαλλία είναι τρισύλαβο. Είναι ένα τρισύλαβο όνομα. Πάλι σχέσει και των συλλαβών, όπω και οι λέξεις Αγγλία. Αλλά η λέξη σαγλία έχει ε, σαν άθροισμα το 48, καταλήγει πάλι στο 3, που και αυτό είναι τρισύλαβε, αλλά είπαμε ότι η ισοψηφία έχει τον ίδιο αριθμό, δηλαδή με τη λέξη κηδεία, που και αυτή είναι τρισύλαβη, αλλά μέσα στη λέξη κηδεία βρίσκονται δύο πολύ μεγάλες εταιρείε του ελληνικού δημοσίου που είναι είκα, είκα ή ίσω κιδία. Θα είναι τυχαίο. Λες... Αυτή να την κόψω την δεν, δεν μου λες Να ναι. βάλω τραγούδι τώρα ή έχει <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Είπε στη Γαλλία <Σελόνα> Παρίσι. Όχι, κάτσε να κλείσουμε ένα-ένα. <Σελόνα> Αφού είναι γίγαντε. Αύριο να δείτε τι, λοιπόν, τι έχει να σε... Είπε στη λέξη Γαλλία Παρίσι. Μα γκρεμίσει το μαγάζι, μην ξανάρθει αν Αντί από μου. Λοιπόν, ε, τη λέξη Βερολίνο. Αλλά ε, πρέπει να πω ότι και η λέξη Ιθάκη, που και αυτή είναι τρισύλαβο, βγάζει το ίδιο ακριβώ με τη λέξη Αγγλία. Διότι η Αγγλία είναι ένα μεγάλο τμήμα ενό νησιού. Έτσι. Το οποίο είναι μεγάλο. Αλλά ε, εδώ. Επειδή ο Όμηρο είναι προφήτης και αυτό μπορεί να ακουστεί παρακινδυνευμένο και κάποιοι να χλεβάζουν. Δεν γνωρίζουν όμω ότι οι φράσει «τα, τα Ομήρου Έπι αθρίζουν τον αριθμό ε, 1082 ακριβώ, που είναι ο αριθμό τη φράσεω η προφητεία. Άρα τα Έπι του Ομήρου είναι μια κωδικοποιημένη προφητεία. Και μπορούμε να δούμε μια ισχυρά ένδειξη η οποία έχει να κάνει με την επιδημία τη γρήπη των χείρων. Πώ συνδέεται ε, το, η έννοια των χείρων. Στην, προφητεία, στην, στην ε, αναφορά του Ομήρου συνδέεται με την Κίρκη. Αλλά αν πάρουμε τη λέξη Κίρκη, έχει λεξάριθμο το 158 και είναι ακριβώ ο ίδιο με τον αριθμό τη λέξης επιδημία. Αλλά και με τον αριθμό τη λέξης εμβόλια, τα οποία θέλουν να μα φέρουν. Άρα έχουμε Κίρκη, ίσον επιδημία, ίσον εμβόλια, ίσον 158. Τον ίδιο λεξάριθμο και οι τρει αυτέ τελείω διαφορετικέ λέξει. Και οι τρει, ακριβώ. Επομένω, βλέπουμε την απεικόνιση τη κωδικοποιημένη προφητεία του Ομίρου. Στη σύγχρονη εποχή πηγαίνοντα λίγα χρόνια πίσω στο παρελθόν, όπου ξεκίνησε η επιδημία των, των χείρων. Έτσι. Και πραγματικά μα κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, αλλά τώρα γίνεται ο τροικό πόλεμο, αλλά με όμικρον και όχι με ωμέγα, που έγινε κάποτε. Πόσα χρόνια κράτησε. Τη ο... τρόικα Ναι, Τη Τροϊκας, ακριβώ. Πόσα χρόνια κράτησε όμω ο τρολογικό πόλεμο. Καλιά όχι... σε μία δεκαετία ακριβώ. Όμω είναι η, η πρώτη τετρακτή. Έχω ε, πει ότι ενδέχεται να κρατήσει και ο τροϊκός με όμικρον πόλεμο πάλι 10 χρόνια δηλαδή. Μα ήδη είμαστε στον 6ο και λένε να, μέχρι το 19 να, Άρα να, εκεί θα πάμε. Θα λήξει το 2020 τον Απρίλιο, γιατί Απρίλιο του 10 μπήκαμε και Απρίλιο του 20 με του υπολογισμού του δικού μου μπορεί να εξέλθουμε. Λοιπόν, και, δεν είναι τυχαίο ότι ο τροϊκό με όμικρον είναι, διότι το ομικρον είναι ο μικρό. Είναι μικρό χώρο περιορισμένο. Ενώ το ω είναι άπειρο χώρο, δεν περιορίζεται. Είναι, είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό δεν είναι κλειστό. Γι' αυτό και οι λέξη κόλαση γράφεται με όμικρον και όχι με ω. Και πρέπει όλοι να μάθουν ότι οι λέξη κόλαση δεν σημαίνει τιμωρία όπω νομίζουν, αλλά σημαίνει περιορισμό. Αλλά επειδή από το κολάζο που σημαίνει περιορίζω, αλλά επειδή κόλαση σημαίνει περιορισμό και επειδή ο περιορισμό είναι τιμωρία, έχει σχέση η κόλαση με την τιμωρία και είσαι μέσα στο όμικρον, μέσα στο μικρό χώρο που λέγεται όμικρον. Και δεν μπορεί να εξέλθει. Λοιπόν, πάμε τη λέξη Βερολίνο. Οι λέξει Βερολίνο. Λεξάριθμο και νεολογικό. Ναι, εδώ ε, η λέξη αυτή πρέπει να τη δούμε και ε, με νη. Στο αν θε να τη δουλέψει, την απαντάμε αργότερα. Και τη λέξη 521 που στην... βγαίνει και το όνομα Αλέξανδρο. Αλέξανδρος είναι 521. Ναι. ναι. Ε, με ρωτάει ε, ένα φίλο από Θεσσαλονίκη του Σέντρη με την καλησπέρα μα. Βεβαίω. Ε, το όνομα Λάμπρο ή η λέξει Λαμπρό, αν κάνουμε την αλλαγή του τόνου, πάλι έχει το 521. Και εκεί. Αλλά. Ε, και το όνομα Σάμιος έχει το 521. Και αναγραμματιζόμενο το όνομα Σάμιος γίνεται Ιασμος. Και Ιασμος είναι μια περιοχή η οποία είναι 20 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα έξω από την Κομωτινή όπως πηγαίνουμε προς την Ξάνθη. Έτσι. Αυτά, εντάξει, ισοψηφούν με, την, με τον αριθμό 521. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να αναφερθούμε και στο θέμα αυτό που ρωτήσατε προηγουμένω στη λέξη Βερολίνο Mm -hmm. ε, όπου εδώ βλέπουμε μέσα δύο φορές το ομικρόν, άρα έχουμε τον περιορισμό δύο φορές εκεί γιατί είναι ο χώρος ο μικρό και ε, βλέπουμε ότι έχουμε το βε που μας δίνουν το 7 και το ρο που είναι το 100, 107 και 70 το όμικρο 177 207, 217 267 337 Έχουμε τον αριθμό 337 χωρίς τον η, γιατί μπορούμε να το δούμε και σαν Βερολίνο. Ναι. Όπως κανονικά είναι, που είναι 387, διότι εκεί. Ανάλυσε το μετοδικό τρόπο, εσύ. διότι εκεί παίρνουμε τον, παίρνουμε τον αριθμό 387, 50 μονάδε παραπάνω, που είναι τον η. Από το 337, που είναι Βερολίνο, έχουμε το 3 και 3,6 και το 7, 13. Άρα βλέπουμε και εκεί μια σημαντική επικίνδυνοτητα. Και εκεί. Έτσι, διότι είπαμε ότι ο αριθμό 13 είναι ο αριθμό που έχει σχέση με το θάνατο, με το σταυρικό θάνατο. Οπότε βεβαίω υπάρχει και εκεί ε, θέμα ε, υψηλού κινδύνου. Λοιπόν, λοιπόν να, να πω κι εγώ λίγο τα δικά μου μέχρι να μαζέψεις, μέχρι να χαλαρώσεις και λίγο ο Λεωτέρνης. Να, να βάλω μουσική και να μπει με τα δικά σου, okay. γιατί γίνεται ο ρημαγδός ερωτήσεων εδώ, ούτω ώστε να συμμαζέψουμε με τον εγκεφαλό μας. Να πω στους ότι ήδη έχει περάσει μια μισή ώρα μόνο και γίνεται πόλεμο εδώ και στο τσάτ και στι πληροφορίε. Οπότε μην ανησυχείτε. Θα περάσουμε πάρα πολύ γαλά και στη συνέχεια τη εκπομπή. Ακούμε going through. Ένα σημαδιακό κομμάτι. Πέσε στα γόνατα. Και παρανόμος, κρύα τα βράδια μου χωρί εσένα όμως Είναι ο δρόμος πάλι η μόνη λύση Κάτι από σένα πάντοτε να μου θυμίσει Στα ίδια μέρη που σε είχα συναντήσει Και να χαμογελό ζεστό μου χαρίσει Χαμένο βλέμμα τώρα, ματιά στο άπειρο Σαν να κοιτάζω τη ζωή μου από το παράθυρο Βήματα ακούω μα νομίζον η ιδέα μου το σκοτάδι και πιο φίλοι η παρέα μου Με ξεγελάει η μορφή σου, γοητεύομαι Μα τι ανόητος που είμαι, όνειρεύομαι Δεν σε μισώ, μόνο ζητάω Κάτι απλό, όταν ξυπνάω Να είσαι εδώ, να σε κοιτάω με temps να λέει σε αγαπάω Υπάρχει ένας πρόσωνας να αλλάξω και νόμι αγάπη μου; β Αφού με θέλεις κάνε κάτι ακόμη Πεσές στα χρόναλα και ζει τα συγχνώμη Υπάρχει ένας πρόσωνας νόμι Θ τα αγαπηwidth último ευ fence Αφού με θέλεις κάνε κάτι ακόμη Πεσές στα χρόναλα και ζει τα Πες' στα γόνατα Πες' στα γόνατα και ζήτας συγνώμη Πες' στα γόνατα Πες' στα γόνατα και τα συγνώμη Πολλά φαντάστικα δεν προλάβα να κάνω Όνειρα προλάβα μα ήταν παραπάνω Τώρα ότι πιάνω στάχτη γίνεται ηλιώνει Νιώθω το μίσος μου για σένα μεγαλώνει Δίχως ανάσα μια βουτιά με στο κενό μου Κλείβομαι, κλείνομαι πάλι στον εαυτό μου Μη μου συμβεί να ακούσω άλλο ένα ψέμα Ανάθεμα σε θέλω, άλλο ένα Και ένα ακόμα τελευταίο ζητάω Σε σκέφτομαι πονάω, δεν σε ξεχνάω Όσα με πλήγωσαν, όσα ανέχτηκα Χαμογέλασέ μου Έστω και ψεύτικα Δε σε μισώ Μόνο ζητάω Κάτι απλό Όταν ξυπνάω Να είσαι εδώ Να σε κοιτάω με τροπαλιότυπο να λε αγαπάω. Υπάρχει ένα τρόπο να αλλάξω γονόμη. Τη αγάπη μου η αγάπη, λε ρόμη. Αφού με θέλει, κάνε κάτι ακόμη. Πεσέ στα γόνατα και ζήτα συγγνώμη. Υπάρχει ένα τρόπο να αλλάξω γονόμη. Τη αγάπη μου η αγάπη, λε Αφού με θέλει, κάνε κάτι ακόμη. Πεσέ στα γόνατα και ζήτα συγγνώμη. Πεσέ στα γόνατα. Πέσαι στα γόνατα και ζήτα συγγνώμη Πέσαι στα γόνατα και ζήτα συγγνώμη Υπάρχει ένας τρόπος να αλλάξω γνώμη Δημήσω αγάπη μου η αγάπη λερνόμη Ακού με θέλεις κάνε κάτι ακόμη Πέσε στα γόνατα και ζήτα συγγνώμη Υπάρχει ένας τρόπος να αλλάξω γνώμη Τιμήσου αγάπη μου η αγάπη λερώνει Αφού με θέλεις κάνε κάτι ακόμη Πέσε στα γόνατα και ζήτα συγγνώμη Ακούμε αλπεντοδεκατέσσερα.com και κάθε Σάββατο βράδυ στι 8 και η εκπομπή του Το Φουλ Άστρου είναι κοντά σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, είναι, έχει τελειώσει το όριο. χωράνε να, να μπουν μέσα. Και φανταστείτε θα γίνει και αύριο που θα είναι πάλι εδώ στα στούντιο του Αλμπεντού ο Λευθέρη μαζί με τον Απολώνιο. και θα για την αρμονία των και τη μαθηματική δομή του Λοιπόν, Καρ βλέπει την γίνεται μέσα. Χαμό. Ε... Χαμό όμω, ήσουν Μόσχα με ένα γραμματισμό. Έτσι. Α, εντάξει. Να δω. έχω πει εδώ. Ναι, ε, αριθμό. Ε, 911. Ε, ε, λοιπόν, μα όμως... ακούει και Πρόσεψε, το 911. Εάν πάρει τη γενική της λέξης μόσχα και γράψεις τη λέξη Μόσχα και γράψει τη λέξη Μόσχα, τότε λαμβάνει τον αριθμό 1111 διότι το σίγμα είναι 200. Είπαμε 911 και 200, 1111. Άρα έχουμε τη λέξη Μόσχα που είναι η γενική της λέξης Μόσχα, τέσσερις άσους, δηλαδή. άσους, 1110, που είναι ακριβώς το ίδιο με τη λέξη Ρωσία. 1110, λοιπόν, διότι snow. η πρωτεύουσα της Ρωσίας είναι η Μόσχα. Και εάν πάρει την έναρθρη Ρωσία, η Ρωσία, είναι ο αριθμό 1119, που ισοψηφεί με τη φράση το χρήμα και με τη φράση το αντιμνημόνιον, διότι αντιμνημόνιον ίσον χρήμα, ίσον 7.49, και το αντιμνημόνιον ίσον το χρήμα, ίσον η Ρωσία, όλα με άρθρον, σον 1119. σον Ιωάννη. σον 1119. Και πώ ξεκινά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. αρχή είναι ο Λόγο και ο Λόγο είναι προ τον Θεό και Θεός Θεό είναι ο Λόγο. Και τι αριθμό έχουν όλα αυτά τα γράμματα μαζί. 3627. Που είναι το ίδιο με τη φράση ο συμπαντικό αρχιτέκτον. Δηλαδή ο αρχιτέκτον που δημιούργησε το σύμπαν. Ο Μαγίστος Τώρα ο να μια ο αρχιτέκτον, ο αρχιτέκτον που δημιούργησε τον Αλμπεντό, ο Σνόου, δεν ακούει γιατί μπήκε τώρα αγορά και μογγλικό. Χωρί αυτόν δεν θα είχαμε σταθμό σήμερα. Λοιπόν. Την καλησπέρα μας σε όλο τον πλανήτη γίνεται τη κακομήρας τη κακομήρας γίνεται και βεβαίω θέλουν πλέον να πάμε σιγά σιγά γιατί όλα αυτά βοηθάνε mm -hmm. ασύταμε το ότι έχει ετοιμάσει το δίνω για εργασία δηλαδή oh, well, και yeah. σε προβλέψεις παράλληλα δηλαδή, δε προς το τέλο, ακόμα νωρίς να πούμε τα ελληνοκεντρικά με την έννοια των προβλέψεων και οι φίλοι παρότι έχουν γουστάρουν πάρα πολύ την εκπομπή σήμερα και είναι συλλεκτική είναι ξανά αυτό. Ε, μου λένε ότι μια ευχάριστη είδηση δεν βγαίνει Αυτό βέβαια είναι μέσα των χαρτών και μέσω της ψηφίας Το ξεκίνημα για τις ευχάριστης ειδήσει ναι. θα έρθει μετά το 2018 διότι μπαίνουμε στο 2019 Όπου Όπου εάν προσθέσουμε ε, τα ψηφία της ε, χρονολογίας αυτής Το 2, το 1 και το 0 και το 9 θα καταλήξουμε στο 12 Που είναι το κλειδί του Πλάτωνος Είναι δηλαδή... Το κλειδί του σύμπαντο. Και εκεί από το 1 και από το 2 θα καταλήξουμε στο 3. Στην τριαδικότητα, η οποία mm. έχει σχέση με το θείον-ον. Γι' αυτό και η φράση το θείον... έχει τρει συλλαβέ. Και έχει τον ίδιο αριθμό με τη λέξη κοσμολογία, διότι η λέξη κοσμολογία έχει το 514 και η φράση το θείον... έχει επίση 514. Αλλά και η φράση ελληνική θρησκεία έχει και πάλι τον αριθμό 514. Γι' αυτό και η ελληνική θρησκεία. Έχει τεράστια σχέση με την κοσμολογία και προσεγγίζει το θείον όσο καμία άλλη στον πλανήτη. Είτε αυτό αρέσει σε κάποιου, είτε όχι. Έτσι. Και... Προσέξτε τώρα εδώ και να απαντήσετε. Μα ενδιαφέρει και εμά. Με την ελληνική θρησκεία τώρα εδώ, έτσι. πηγαίνουμε και στο παρελθόν, αλλά είμαστε και στη σύγχρονη την περίοδο που διανύουμε. Mm -hmm. Άλλο η θρησκεία, έτσι. και άλλο το δόγμα, άλλο ο φανατισμό. Εδώ υπάρχει διαφορά. Α δούμε την αρνή πλευρά τη κάθε θρησκεία από αυτέ τι δύο. Όχι το δόγμα και όχι, όχι το, φανατισμό. το φανατισμό, όχι κάποια άλλα πράγματα, και το χειρότερο, όχι το διαχωρισμό των Ελλήνων. Γιατί κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τα γεγονότα. τα γεγονότα και την πίστη κάποιων προς τα εκεί ή προς τα εδώ είναι από πίσω και θέλουν να διασπάσουν τους Έλληνες στου «μεν» και στους «δε». Και η διάσπαση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει για τον Ελληνισμό, διότι εάν πάρουμε την ε, φράση «διχόνοια Ελλήνων» μας δίνει αριθμό το 1788, που ισοψηφεί με την λέξη κατάτεμαχισμός, «κατάτε αλλά και με την φράση στέρησης ελευθερίας. Ενώ η φράση «όπλων Ελλήνων», όπλων Ελλήνων, μας δίνει το 1273, που είναι το ίδιο με τη λέξη ε, συγγνώμη, με τη φράση η Ένωση. Δηλαδή η Ένωση είναι το όπλον των Ελλήνων. Και έλεγε ο Τσίπρας η Ελπίδα έρχεται, το οποίο δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ενώ, ποτέ ανά την ιστορία. Ενώ όπω απεδείχθη εννοούσε η λεπίδα έρχεται, και οι δύο βεβαίω αυτέ φράσεις φράσει ισοψηφούν δια του αναγραμματισμού και μόνον, με τον αριθμό 1159, που είναι το ίδιο με τη λέξη δημαγωγικό. Γι' αυτό ήταν δημαγωγικό ο Τσίπρα όταν το έλεγε αυτό, και αυτό απεδείχθη. Όχι, δεν ήταν, είναι. Εννοείται, και βεβαίω εκτό από όλα αυτά, ε, μπορούμε να δούμε και, το, και τη συνέχεια του, του, του θέματο. Δηλαδή το 1159 που βγαίνει η φράση «Η ελπίδα έρχεται» που είναι το ίδιο με τη φράση «Η ελπίδα έρχεται» με, γίνεται, με έναν αναριθμητισμό, διότι υπάρχουν αρκετοί, γίνεται από το 1159-1195. Το 1195 όμως είναι ο αριθμός των ονομάτων Αλέξης Τσίπρας αλλά και του, βεβαίως και του ονόματος Κριστίν Λαγκάρτ Άρα, Κριστίν Λαγκάρτ, ίσον Ολέξη Τσίπρας ίσον 1195, που είναι αναριθμητισμός του 1159. Oh, okay. Και αν πάμε στο όνομα του πατρός του του κύριου Τσίπρα, που ήταν Παύλο, και πάρουμε το πι το αρχικών και σχηματίσουμε την ε, σωστή φράση Αλέξιο Πι Τσίπρας βγαίνει ο αριθμό 1347, που είναι ακριβώ ο ίδιο με τη φράση Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Τυχαίων. Δεν, δεν νομίζω. νομίζω. Λοιπόν, Κάρολε. Εγώ να πω τα δικά μου. Για να. Πούμε τι τη... παίζει από τη δική μας οπτική. Έχεις, καλά και, το, έχεις και το ροκ μέσα στη λέξη Κάρολος, γι' αυτό σου έρεσουν και τα ροκ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα κρατήσεις για μετά πολλούς φίλους που, θε... για πολλούς φίλους που θέλουν να ξαναπείς την ετυμολογία και την λεξαριθμική ισορροπία της λέξης Θεός. Αλλά όχι τώρα, πιο Λέ, μετά. Έτσι. Πάμε, Κάρο. Λοιπόν, εγώ καταρχήν επειδή... Έχω λάβει την παραγγελία από το astrology.gr και έχω γράψει τη ετήσια. Ωραία. Έχω δύο-τρει πυρηνικέ βόμβε, τι οποίε δεν τι πετάξω ακόμα. Θα δώσω έτσι ένα ψηλό ντεφ. Ναι, πε όμω, γιατί εδώ με βρίσκουν μερικοί και λένε: Θα πει κανένα πρόβλημα ή θα πάρω το ρόπαλο, λέει, να βάλε τον καρποδίνι. Δηλαδή, κατά α κινδυνεύω. Κάνεις εκπομπή τι εκπομπέ ή εγώ. Δεν ναι, ξέρω έχει μέσα τη λέξη όπλου. Έτσι. <laughs> Το Οπότε θα τη φάω στα σίγουρα. Αλλά η λέξη όπλων έχει τον αριθμό 300. Ποιο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου έχει το 300? Το ΤΑΦ. Αν το στρέψει το ΤΑΦ 90 μίρε δεξιά ή αριστερά, παίρνει ένα μεγάλο τμήμα του σπαθιού. Έτσι. Αλλά και η λέξη σπαθί έχει και αυτή το 300. Και το σπαθί βεβαίω είναι όπλων. Έτσι. Αν αναγραμματίσει τη λέξη σπαθί. Έχει το σχήμα του ΤΑΦ. Ακριβώ, παίρνει την mm. λέξη σπίθα. Και όταν συγκρούεται το ένα ξύφο, το ένα σπαθί με το άλλο, δημιουργεί το σπινθήρ. Λοιπόν, του κλείνω το μικρόφωνο. Του το κλείνω. Όντω, για να μιλήσεις μόνος σου. Λοιπόν, ε, Όπως είπα, ότι έχω λάβει την παραγγελία από. και το... θα τον δώσω τώρα. Είναι η Κέτη εδώ, η Σουανομή και του κάνει βελονισμό εν ώρα εκπομπή. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Όχι, μα κάνει. Παρασύνσει. Άλλη Όχι. Λε... Του κάνει βελονισμό, είπα. Α, όχι εμένα, γιατί εμένα την βελονισμό. Όχι. ένα ταπεράκι. Όχι εσένα. <laughs> όχι εσένα. Του Γι' αυτό κλείνω και το μικρόφωνο okay. ε, Σόλο εγώ... λοιπόν ωραία. να πω εγώ τα δικά μου Εδώ και καιρό έχω λάβει την παραγγελία Από το astrology.gr Να γράψω τις προβλέψεις Οι προβλέψεις θα είναι λίγο πιο περίεργες Διαφορετικές από την επέρσι Όταν ξεκίνησε... Uh, όταν έγινε η πρώτη εκπομπή που είχα κάνει με το φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη Τοριζόπουλο είχαμε πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία καλό θα είναι να καταγραφούν τώρα όσον αφορά για τον Αλέξη Τσίπρα έχουμε ελαφρε διαφοροποίησεις με το Λευτέρη uh, θεωρώ ότι ο Τσίπρας uh, όπως είπα πρωτού αναλάβει Uh, το 2015, την 26η Ιανουαρίου, την διακυβέρνηση της χώρας είχα πει ότι έχει 24 με 27 μήνες πολιτική ζωής uh, μπαίνει σε μια κατάσταση σιγά σιγά uh, να κλείνει ο κύκλος αυτός βέβαια δεν αποκλείεται να το ξαναδούμε μετά από 10-15 χρόνια να βγαίνει από την κατάψυξη, αλλά τουλάχιστον για την παρούσα φάση νομίζω ότι το 2017 πρέπει να έχουμε το κύκνιο πολιτικό βρόγχο του κυρίου Τσίπρα. Τώρα από εκεί και πέρα α, έχουμε μπει σε μια φάση η οποία το 16 είναι μια χρονιά μεταβατική. Η Ελλάδα λειτουργεί πλέον σαν υποβρύχιο, έχει φτάσει στον πάτο ο του Ετήσιου είναι πάνω στον ήλιο τη που δείχνει μια α, σαφέστατη βελτίωση. Εγώ έχω την πεποίθηση το ότι α, το μνημόνιο α, δεν θα λειτουργήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή περιμένω α, εξέγερση σοβαρή. Η περίοδος αυτή, η Λευτέρη, έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές... Θυμίζει έντονα 1965-1967, ε, το 2016 επειδή τώρα να λίγο να ανοίξω λίγο φύλλο όχι για ασφολιάτα, ξέρω κανονικό. Ε, πιστεύω ότι θα έχουμε έλευση χώρου πολιτικού φορέα ο οποίο. Ε, θα φέρει μια ελαφρά διαφοροποίηση και ανακάτεμα στην πολιτική τράπουλα. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ανακατατάξεις. Ε, για μένα το κεφάλαιο Νέα Δημοκρατία τίνει να κλείσει με τον κρόνο στο 12ο. Ε, θα ήθελα κάποια στιγμή ο θα ηθελα καποια στιγμη ο έτσι να μας πει λίγο για το κεφάλαιο Χρυσή Αυγή. Τι θα μπορούσε να βγάλει. Ε, μιας ε, και όπως είχα αφέρει και το Δημήτρη τον Κορονάκη είχαμε πει ότι το 2017 ε, δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές το έχει πει και ο Λευτέρης ότι το 2016 θα έχουμε αλλαγές πολιτικές πάνω κάτω εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια περίοδο ε, τρομερά μεγάλων αλλαγών Uh, και ιδιαίτερα στο χώρο της δικαιοσύνης λόγω του ότι ο χρόνος υποθετικός συναντά ακετά, αρκετά τιμωρητικά μεσοδιαστήματα θεωρώ ότι uh, θα γίνει η Ελλάδα λίγο στήλω αμερική καλύτερα να σε πιάσουν με 5 κιλά κοκαίνη παρά να σε πιάσουν να έχεις φάει 3.000 ευρώ από το δημόσιο Τώρα το ευρώ μπορεί να είναι άλλο νομίσμα δεν έχει σημάσια uh, και νομίζω ότι Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και το ευρώ. Ε, Πιστεύει έτσι ότι το ευρώ θα μπορούσε να είναι ε, νόμισμα διαρκείας για τη χώρα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Ε, είσαι ανοιχτό να παίξεις πάλι. Ε, εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι ο αριθμός της λέξεως ευρώ ε, ξεκινάει με το 13. Έτσι. Έχει το 13 και μετά έχει το 0,5. 1.305. Αυτό δείχνει... Ε, ένα νόμισμα υψηλού ρίσκου και δείχνει και ένα νόμισμα που έχει μέσα τον αριθμό του θανάτου, της θνητότητος. Δηλαδή, από την άλλη, η λέξη Δραχμή ε, ισοψηφεί με τη λέξη Αναστάς και παρότι τώρα η Δραχμή έχει πεθάνει εντός εισαγωγικών, ε, μπορεί να αναστηθεί πάλι εντός εισαγωγικών. Έτσι. Ενώ μέσα στο ευρώ βλέπουμε το 13 και μετά το 05 ε, στην λέξη Δραχμή έχουμε το 753, έχουμε τον ιερό αριθμό 7, έχουμε το 5 που είναι ο αριθμό τη ζωή και του ανθρώπου, και μετά έχουμε το 3 που είναι ο αριθμό των όντων, του όντο. Γιατί οι λέξει ON είναι το 120. 1 και 2 και 0 μα δίνει το, το 3. Αλλά αν γράψουμε τη φράση το νέο ελληνικό νόμισμα είναι, αυτή μα δίνει 300, 1305 που είναι το ίδιο ακριβώ με τη λέξη ευρώ. Και βεβαίως αυτό έχει ανακαλυφθεί από το 2003, όχι από τώρα, 12 χρόνια πίσω στο παρελθόν. Και έχει γραφεί και σε κάποια βιβλία, τα οποία έχω εκδώσει, Αλλά ε, αυτό που λες για το 2017, είναι ακριβώς ένα έτος πριν το 2018. Αυτή η τριετία 15 μέχρι 18, είναι μια τριετία η οποία σηματοδοτεί μέσα από την αριθμοσοφία. Η αστρολογία, δεν ξέρω βέβαια τι θα δεις και τι θα πεις θα το δεις αυτό και θα μας πεις αν συμφωνείς σηματοδοτεί ε, μεγάλες ε, αναταραχές ε, πολέμους παγκοσμίως έτσι ναι, ε, ούτως γιατί... ή αν μου επιτρέπεις το 18, το 18 έχουμε, πιο τον ουρανό, πιο ναι, έχουμε τον ουρανό έχουμε τον ουρανό να βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου είναι η θέση πτώσης δεν λειτουργεί καλά θα είναι και ο Γιώργος που είναι εδώ και με κοιτάει θα είναι και στην πύλη στην αντιπύλη του τοκογλίφου Οπότε έχει να βγάλει Πολύ δυνατά πράγματα Εγώ το κογλίφος Όχι ρε φίλε Έχεις τρελαθεί λα... έχει ρε Όχι Γιώργο Γιώργος εσύ άλλο, ε, πες, ο άλλος Έχω τον Γιώργο το βασιλάκο εδώ Το συνεργάτη σου Κάναμε μια, ένα πολύ ωραίο σεμινάριο ε, λοιπόν, Έχει κάνει και πολύ ωραία εκπομπή Εδώ προ... στο πρόσφατο παραδείγμα Θα ξανακάνουμε και τώρα έτσι Τώρα που μου ήρθε και λίγο Ναι δηλαδή. αλλά μη λες Γιώργος το κογλίφ <εσύνο> ε, ε, ε, το η λέξη τοκογλύφο τι αριθμό, κύριε Ελευθερή. Τόκου, αυτό που πληρώνει τόκου που λέμε, τόκου, με ένα γραμματισμό γίνεται κουτό. Εγώ είμαι κουτό, εγώ τώρα. Δηλαδή, μα έχουν πιάσει να πληρώνουμε Γλύφουμε του κουτού, ναι. δηλαδή. Ναι, ναι, μα αναγκάσανε να μα βάλανε σε ένα πακέτο να γλύφουμε του κουτού. Γιατί η τράπεζα είναι τραπ-ε-ζα. Το τραπ είναι η παγίδα, η παγή. Και τα ζα είναι τα ζώα. Δηλαδή, όπω μα έχουν τροποποιήσει και μα έχουν εγκλωβίσει. Έλεγα λοιπόν ότι το 2018 Είναι μια περίοδο η οποία μπορεί να έχουμε Μια σύντομη Μέν αλλά παγκόσμια πάνω κάτω σύραξη ε, Πριν μέρες ε, Λέγαμε ότι Ο ουρανός ίσον ζεύς Που έχουμε τώρα Από 5 εντεκάτου Θα άνοιγε τις πύρες εισκολάσεις Αυτό δεν ήταν τυχαίο Και νομίζω ότι ακόμα Δεν έχουμε δει τίποτα Αρκεί όσοι γνωρίζουν από αστρολογία το ότι η σελήνη ήταν σε μεταβλητό ζώδιο όταν έγινε το χτύπημα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε μια επανάληψη. Νομίζω ήταν στο ζώδιο τοξότη γεγονός που υποδεικνύει τα άτομα τα οποία είναι αλόφυλα, αλόθρισκα και ούτω καθεξής. Γιατί όπως είπαμε η αστρολογία είναι μια συμβολική γλώσσα αλλά είναι μια σοφή γλώσσα. Από εκεί και πέρα α, θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλες ανακατατάξει, γιατί όπως είπαμε το 16-17 είναι μια περίοδο πολιτικό ασανσέρ ε, Λυπάμαι που το λέω αλλά ε, κάποιοι γονείς που πάνε να ψηφίζουν θα έχουν πιο πολλές παρουσίες από ότι θα έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο ας πούμε Θα πρέπει να το έχουν αυτό η υπόψη του. Και από εκεί και πέρα α, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που το μνημόνιο σιγά σιγά πάβει να... Α, λειτουργεί, πάβει να υφίσταται. Βέβαια, αυτέ οι καταστάσει είναι οι οποίε εντάξει μπορεί να μην πηγαίνουν στο διαιναικέ, αλλά προκειμένου όμως. να σταματήσουν, θέλουν μια περίοδο έτσι, ιδιαίτερη. Ε, Λεφτάρει για τη Χρυσή Αυγή, τι έχει να πει τώρα αριθμολογικά Αυτό για Αυτό μην... θα έλεγα τώρα γιατί θυμήθηκα που ρώτησε. Έχουνε γράψει τον αριθμό εδώ, δεν το λέω. 1720 το... 1728, ναι. 1728, ναι. 1728 έβγαλε ένα, δεν ξέρω. Μαζί με το, α, με το άρθρο. Μαζί με το ΙΤΑ είναι 8. Η Χρυσή Αυγή με το άρθρο, με το ΙΤΑ. Είναι 1728, Μάλιστα. χωρίς το άρθρο, χωρίς το χωρίς το 8 είναι 1720. Αλλά με τη συζήτηση που έκανες προηγουμένως, που είπες 2017, παρατηρούμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Το 2017 είναι ένας από τους αναρυθμητισμούς του 1720. Και επειδή η Χρυσή Αυγή αθροίζει χωρίς το άρθρο το 1720, σημαίνει ότι θα πρέπει, καλείται εκείνο το έτος, η Χρυσή Αυγή να βάλει κάποια πράγματα σε τάξη. Εάν αυτό το πράγμα το κάνει, δηλαδή μέσα στο κόμμα τη, μέσα mm -hmm. στο σύνδεσμο που έχει δημιουργήσει, το λαϊκό αυτό σύνδεσμο, εάν αυτό το κάνει, θα έχει να κερδίσει και να ανέλθει όσον αφορά στην προτίμηση των κέρδος. ψηφοφόρων. Έτσι. Διότι, γιατί το λέω αυτό, Διότι το 2017 είναι αναριθμητισμός του 1720, που σημαίνει θέτει τα μέρη, του αριθμού από τα οποία αποτελείται ο αριθμό τη φράσεω Χρυσή Αυγή, σε διαφορετικού. Τόπου, σε διαφορετικά σημεία. Αυτό είναι και ο αναρριθμητισμό. Οπότε θα πρέπει να τα βάλει σε τάξη κάποια προβλήματα που έχει, κάποια πράγματα που αντιμετωπίζει κάποιε δυσκολίε, κάποια προβλήματα που έχει και εάν το κάνει αυτό, θα έχει να κερδίσει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Νομίζω καταρχήν η συζήτηση είναι, έχει πάρει φωτιά. Είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο και με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Έχει τω μεταξύ, έχω λάβει με χιώμα... τρία μηνύματα στο κινητό ναι. που μου λέει ο σταθμό δεν λειτουργεί. Ο σταθμό λειτουργεί. Εσεί δεν μπορείτε να μπείτε μέσα για να δείτε ναι. τα δάξα. Γιατί κάναμε sold Να πω εδώ ότι την προηγούμενη φορά που είχε κάνει ένα ρεκόρ ε, μέσα και το τσάτ είχε πάρει φωτιά είχε 39.500 χτυπήματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε από ό,τι μου λέει ο χιονισμένο που τα ξέρει, γιατί σε αυτόν βασίζομαι εγώ προσωπικά και ο σταθμό. Αυτά είναι παγκόσμια ρεκόρ σε WebRadio. Καλά να είμαστε. Λοιπόν. Πάμε ένα τραγούδι να ξεκουράσουμε λίγο τον εγκεφαλό μας και να ακούσουμε τα άσπρα φίδια και ερχόμαστε. Can't take no more Είναι φουλ του άστρου. Τα τραγούδια τα αφήνω λίγο. Βάζω μεγάλη διάρκεια τραγούδια, τρία λεπτά να παίρνω και καμιά αναπνοή. Να πιω κανένα νερό, να πάνε σε καμιά τουαλέτα, να ανοίξουμε κανένα παράθυρο, μην ντουμανιάσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. μου στέλνω την καλησπέρα μου στη Φλωρινά και στη φίλη σου και φίλη μα. Παρακαλώ, ησυχία παρακαλώ. Τσιπουράκι που είμαστε. Λοιπόν, ακούμε albedo14.com και κάθε Σάββατο στις 8 έχει μετατεθεί πλέον και όχι στις 9 η εκπομπή του Κανχάι Ζώτιγκερ, το φουλ του Άστρου και σήμερα τον έχω εδώ και νιώθω σαν να είναι καλεσμένος της εκπομπής του διότι έχει και τον άλλο έτερο τεράστιο καλεσμένο τον Ελευθέρη του και αντιλαμβάνεστε ότι Γίνεται τη φωτοβολίδα εδώ πέρα. Το σύστημα έχει πέσει ούτε χιονισμένο που κουμαντάρει τα πράγματα από τον κεντρικό υπολογιστή που μπει μέσα. Χρυσταρά μου. Ε, λοιπόν, πε τα δικά σου και πάμε να. μετά στο πακετάκι που σου έχω δώσει από την αρχή. Τα ετοιμολογίε πολιτικών ονομάτων. Ωρα. Να πει ο Λευθέρη και να πούμε και τα ελληνοκεντρικά, δηλαδή τι προβλέψει για την Ελλάδα. Καλέ, κακές άσχημε μέτριε δεν έχει να κάνει και μέσω Ωρα. των δικών σου πινάκων και μέσω του λεξάριθμου. Πολύ ωραία και έχουμε χρόνο πάρα πολύ πάμε ε, ξεκινάμε ε, και επιστρέφουμε Λευτέρη έχω επιδείξεις εδώ τα δέχομαι μηνύματα στο κινητό στο mail επειδή έχουμε πάρα πολλούς ε, ακροατές από Κύπρο ε, κοιτάξει αντιλαμβάνω σε τα πράγματα και εκεί δεν είναι και πάρα πολύ καλά ε, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους αδελφού Κυπρέους είχα πάει τέσσερις φορές στην Κύπρο, είχα κάνει κάποιε διαλέξεις εκεί και είχα πει αρκετά πράγματα, μάλιστα έχω κάνει και μια αλεξανδρική μελέτη ε, για το θέμα της Κύπρου, είχα βγάλει και ισοψηφία με την ημερομηνία που γίνανε τα γεγονότα της 20ης ε, Ιουλίου του 1974 ε, και είχα κάνει και ανάλυση και για τα καταρχόμενα εδάφη και για πολλά άλλα ονόματα που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά και τα οικονομικά της Κύπρου τα είχα παρουσιάσει, υπάρχει και στο διαδίκτυο ε, αυτή η εκπομπή που είχα κάνει στο, στο κυπριακό αντένα Οπότε μπορούν να τη βρουν και να τη δουν όλοι αυτοί που ρωτούν Γιατί είναι πολλά αυτά που έχω πει mm -hmm. Και ο χρόνος που έχουμε τώρα εδώ δεν θα επαρκέσει για να τα αναλύσουμε αυτά τα πράγματα Αλλά ας πούμε ότι η λέξεις ε, Κύπρος έχει το, τον αριθμό 870 Και βεβαίω ε, με το άρθρο με το ητα έχει τον αριθμό 878 Δηλαδή έχει δύο φορές τον αριθμό 8 ενεργοποιημένη με το άρθρο που σημαίνει ότι αυτό το νησί έχει πολύ έντονη σχέση με τα οικονομικά θέματα και είναι σημείο κλειδί της Μεσογείου και δεν είναι τυχαίο ότι έχει και μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου διότι αυτό φαίνεται και από την παρουσία της οκτάδος, του οκτώ δηλαδή, δύο φορές αλλά και από τον αριθμό 7, είπαμε 878 διότι το 7 είναι ο αριθμό τη ενέργεια. Διότι ο άνθρωπος ξέρουμε ότι έχει 7 ενεργειακά επίπεδα, τα οποία είναι τα 7 τσάκρας Είναι ο ιερός αριθμός, αλλά και οι φράσεις η ενέργεια Μας οδηγεί στον αριθμό 187, περιέχει το 7 Αλλά 1 και 8 και 7 μας οδηγεί στο 16 Και από εκεί μας οδηγεί τελικά στο 7 Αποδεικνύοντας ότι όντως η ενέργεια έχει σχέση με τον αριθμό 7 Ωραία ένα μεγάλο θέμα τουλάχιστον που έχει πέσει λίγο στην αστρολογική κοινότητα και τώρα εδώ ζητάμε τώρα το, τη δικά σου έτσι ερμηνεία και βοήθεια βέβαια αν θέλει. Ε, υπάρχουν άλλοι, υπάρχουν μάλλον κάποιοι μεταξύ αυτών και εγώ υπό, οι οποίοι υποστηρίζουμε ότι η Αμερική βιώνει το, το τέλος της. Εδώ πρέπει να πούμε το εξή ότι η Κίνα είναι ένα ένας άλλος αναγραμματισμός που παράγεται είναι οι λέξει «νίκα» ή «νικά». Γι' αυτό και ο Κάιν στη μονομαχία με τον αδελφό του τον Άβελ νίκησε. Ενώ το όνομα Άβελ με αναγραμματισμό γίνεται «λάβε». Δηλαδή έλαβε ο Άβελ το χτύπημα από τον αδελφό του τον Κάιν και έπεσε νεκλός. Ενώ εάν γράψουμε τη λέξη «αμερική» θα παρατηρήσουμε ότι έχει ισοψηφία με την φράση «είναι ο Άβελ». Άρα, ο Αβελ δυστυχώ για κάποιου είναι η Αμερική, ενώ ο Κάιν είναι η Κίνα. Γι' αυτό και βλέπουμε το γίγαντα, τον Κινέζο, να ορθώνεται και οικονομικά και πολιτικά. Και, και στρατιωτικά. Με τεράστια ισχύ, να τυπώνει ακόμη και δολάρια, από ό,τι λένε κάποιοι, να έχει τεράστια και πανίσχυρη οικονομία, ασχέτω βεβαίω με το κράχτο μεγάλο που έγινε ε, στην Κίνα, νομίζω τον Ιούλιο του 2015, και εκεί που, που είχε παρακολουθήσει την ομιλία μου στο στους φίλους αστρολόγων ε, Ελλάδο. Δηλαδή. εκεί είχα πει και την ισοψηφία από το αρχές Φεβρουαρίου, αρχή Φεβρουαρίου του 2015 ε, το παγκόσμιο οικονομικό κραχ, αυτή η φράση, βγάζει 2015. Τελικά αυτό εν μέρει επαληθεύτηκε όσον αφορά ναι. την ε, Το ίδιο ε, ακριβώς ε... είχα ε... γράψει στο Astrology ε, το 2014, το Δεκέμβριο που λέγαμε για το 2015 τι πρόκειται να συμβεί το είχαμε προσδιορίσει στο τρίτο. Στο το τελευταίο τρίμηνο του 2015 δεν αποκλείεται μέσα στο Νοέμβριο και το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου να έχουμε πάλι ένα φούντο περίεργο. Ε, γενικά τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά στην παγκόσμια οικονομία. Είναι ο ο10ο μήνας αυτός και είπαμε ότι το ο είναι ο αριθμός των αλλαγών. Γι' αυτό θα βλέπουμε αλλαγές οι οποίες θα είναι σημαντικές μέσα στο Νοέμβριο του 2015. Πάρα πολύ ωραία. Uh, τώρα, όσον αφορά να πάμε λίγο στα της, uh, Ελλάδας, Ελλάδας Της ναι, Ελλάδος Ναι Για να κρατήσουμε λίγο και το ενδιαφέρον των φίλων. Η λέξη Ελλάς mm -hmm. έχει τον αριθμό 266, 266 Είναι ο ίδιος με τον αριθμό της φράσεως Υγιήινη ενέργεια Δεν υπάρχει μέρος στον πλανήτη που να έχει υψηλότερη ενέργεια ή τέτοια ενέργεια σαν τη χώρα μας Ό,τι είναι ο εγκέφαλος και η καρδιά για έναν άνθρωπο, για το σώμα ενό ανθρώπου, είναι η Ελλάς για τον πλανήτη ολόκληρο. Γι' αυτό και την έχουν βάλει στο μάτι, έχουν δει ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο όμορφο και το πιο αγνό ποδο σε όλο τον πλανήτη και κάποιοι θέλουν να το φάνε. Και γι' αυτό μας παραφουσκώνουν τα δάνεια, μας φέρνουν τα μνημόνια, μας φέρνουν τους πολιτικούς που συνεχώς μας υπόσχονται ότι θα μας σώσουν και αντί να μας σώσουν, Μα οδηγούν εκεί που μα οδηγούν και δεν ξέρουμε πού ακόμη. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα... Γι' αυτό, εάν, εάν πούμε, χωρί να παρεξηγηθώ, έτσι, από κάποιου, εάν πούμε, γιατί έλεγε ο Τσίπρα η ελπίδα έρχεται, αλλά α αφήσουμε την ελπίδα που έγινε η ελπιδα ερχεται αλλα ας αφησουμε την ελπιδα που εγινε ελπιδα και α γράψουμε τη φράση Η ελευθερία έρχεται. Να δούμε τι λέει ο λεξάριθμο για το πότε θα ελευθερωθούμε. Και φτάνουμε στο 2021, που είναι 200 χρόνια μετά από το 1821, και ευελπιστούμε και λέμε, Μήπω το 2021 γίνει κάτι επιτέλου στον τόπο μας και απελευθερωθούμε από όλη αυτή τη σκλαβιά που μας κατάει αιχμαλό τους αλλά εάν γράψουμε τη φράση η ελευθερία έρχεται που αυτό θα είναι το σύνθημα από εδώ και πέρα το σύνθημά μας βγαίνει ο αριθμό 1594 που είναι ο ίδιος με τον αριθμό της φράσεω ελληνικός στρατός τελεία και παύλα μην παραξηγήσετε μόνο εγώ σας είπα ότι ακούω ερπίστριες αλλά γελάγατε ε, έρχομαι τώρα λίγο Θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και λόγω το ότι έχω και άριστο σκορπιό δεν μου είναι και ιδιαίτερα δύσκολο. Διάβολος βία δόλος. Ίσο διάβολος. Ίσο 387. Ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση έτσι. Θεωρείς ότι αυτή η μετάλλαξη της χώρας μπορεί να γίνει από το παρόν πολιτικό σύστημα που έχουμε. Είχε, πει, είχε γράψει η εφημερίδα Πράβδα το Νοέμβριο του Δεκέμβριο του 2011 ότι για τα επόμενα χρόνια που έρχονται στην Ελλάδα υπάρχει υψηλή πιθανότητα να συμβούν δύο γεγονότα. Πρώτον, ελληνοτουρκικός πόλεμος με αποτέλεσμα την τριχοτόμηση της Τουρκίας, της σημερινής Τουρκίας και δεύτερον, πραξικόπημα στρατιωτικό. Και αυτά τα έγραψε η πράβδα τέλος του 2011. Οπότε απαντούν οι Ρώσοι. Επίσης, επειδή δεν ξέρω αν το ξέρεις, οι η, η, Ρώσικη... η Ρώσικη κρατική υπηρεσία πληροφοριών που έχουν η FSB έχει ειδικό επιτελείο αστρολόγων ο οποίος ο προϊστάμενός τους είναι ένας αντισυνταγματάρχης ο οποίος βέβαια εκεί δεν έχεις να πεις έκανα λάθος εκτίμηση γιατί θα σε βρούνε στο Βόλγκα με σφαίρα στο κεφάλι. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Και αν σε βρούνε. Και αν σε βρούνε. Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι έχει μπει η χώρα σε μια κατάσταση Αρκετά περίεργη. Ε, το παρόν πολιτικό σύστημα, είχαμε γράψει ότι σιγά σιγά αρχίζει και φύρεται. Δηλαδή, το κράτο τη μεταπολίτευση, το περίφημο, αρχίζει και τελειώνει. Τα ποσοστά που κρατάει, α πούμε, το Πασόκ, για παράδειγμα, που θέλω κάποια στιγμή τη γνώμη σου, είναι ουσιαστικά γιατί μέχρι το 1999 έβαζε σοριδόν κόσμο στο δημόσιο. Και αυτό τώρα σιγά σιγά αρχίζει και στερεύει. Ε, πιστεύεις ότι ας πούμε ε, θα μπορούσε να προκύψει μια οικουμενική κυβέρνηση, οικουμενική, εντάξει, χωρίς χρυσιαυγή και κουκουένω γιατί... ε, Στην πολιτική δεν πρέπει να αποκλείουμε κάτι. Είναι δυνατόν να συμβούν πράγματα που τώρα δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Mm -hmm. Πολλοί έχουν πει κάποια πράγματα για την πολιτική. Αποκλείεται να δείτε αυτό να γίνεται. Αποκλείεται να δείτε εκείνο να συμβαίνει. Κι όμως συνέβη και εκείνο και αυτό. Έτσι. Στην πολιτική βλέπουμε πράγματα τα οποία λέμε πώς είναι δυνατόν να γίνουν και όμως γίνονται. Στην πολιτική είναι ποτέ μιλές ποτέ. James Bond. Από την άλλη. Α... Προχθές ξεκίνησε και η εμφανιστήρα. Η... Το σπέκτρι. Η... Εδώ μεταξύ λέει ότι στην ταινία του James Bond Ε, μου ήρθε ένα τηλέφωνο εδώ, άγνωστο, δεν το ξέρω. Μου λέει, ε, Αν μπορούμε Α, το να James πούμε... Bond, είναι το τηλέφωνο. Όχι, ένα θα... σε 46-94. Λοιπόν. Πάντω, Bond σημαίνει δεσμό στη χημεία. Ναι, έτσι. έτσι. Ε, πιθανή είναι η στόχη του συ. Εδώ θα πω το εξή μου έχει κάνει εντύπωση. Βέβαια, δεν θέλω να συνδέσω αυτόν που το έγραφε ή αυτού που το γράφανε με αυτό που θα πω. Αλλά εδώ και κάποια χρόνια. Έχω προσέξει στου δρόμου, σε κάποιου τοίχου, που κάποιοι γράφουν τον αριθμό 420. Τελευταία, βλέπω να γράφουν το 3,14, που είναι το πι βεβαίω. Αλλά παρεμπιπτόντω, εννοείται ότι δεν συνδέω αυτού που γράφουν, το... το ξαναλέω έτσι για να γιατί η παρεξήγηση ήταν μεγάλη. Έτσι. Αυτοί που έγραφαν τον αριθμό 420, δεν του συνδέω με αυτό που θα πω. Το οποίο ποιο είναι, εάν πάρουμε τη λέξη ίση με ελληνικά γράμματα, ΙΣ, και ΙΣ. Βγαίνει ο αριθμό 420. Και λέμε τώρα, αυτοί που έγραφαν το 420, θα το έχετε δει και εσεί κάποιοι. Κάτι μπορεί σημεία. να ξέρανε. Μπορεί να ξέρανε ότι θα έρθει αυτή η οργάνωση για το μέλλον και ίσω ήθελαν με κωδικοποιημένο τρόπο να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Λέμε, μπορεί, θα μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, δεν είναι. Κα, κα, ε, να το πω, δεν μπορεί να εισβιάλει μόνο καλού μαθητέ. Μπορεί να εισβιάλει και κακού. Ή μπορεί και κάποιου που θέλουν να μα προειδοποιήσουν πια κάτι που έρχεται. Επειδή είσαι ο μόνος στην Ελλάδα που ξέρω εγώ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολήσαμε αυτά και όσοι αναφέρονται στην Λεξανδεσμία, από πίσω είναι ο Αργυρόπουλος, μπορεί να εις βγάλει και κακούς μάθητες. Who knows. Είναι. Λοιπόν, συνέχισε κύριε Κάρλ. Ε, εν τω μετάξει, ε, από την άλλη, ε, θεωρώ ότι στην πραγματικότητα, και ήταν κάτι το οποίο το έβλεπα και το έγραφα, οπότε να δώσω μια πρόβλεψη το οποίο θα ξεκινήσει από 22, 12 ίσως και λίγο νωρίτερα γιατί είναι υποθετικός ο πλανήτης της ουράνιας και έχει πολύ αργή κίνηση ότι θα έχουμε πολύ άσχημα πράγματα εντός της ελληνικής επικράτειας και εντός χώρων όπου δεσπόζει πόνος και μίσος δηλαδή νοσοκομεία, φυλακές είναι θέμα δουδεκάτου οίκου για όσοι είναι τις ε, εάν δεν καταφέρουν τόσο ισοφρονιστικές υπηρεσίες όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει ένα διαχωρισμό ε, μέσω να πει τι είσαι εσύ αλγερινός μαζεύεις όλους τους αλγερινούς, τους μαροκινούς και κάνεις μια, ήδη τους σε μια φυλακή συγκεκριμένη τότε θα έχουμε πάρα πολύ άσχημα πράγματα διότι πλέον η κατάσταση τύνει θα... να ξεφύγει. Να ξεφύγει, ναι. Και για να, για να προειδοποιήσω και κάποιους διότι αυτά που λέμε τόσο εγώ εδώ και καιρό όσο και ο Λευτέρης που τώρα τον ακούτε τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή. Να πω εγώ ότι είναι έτσι και δεν είναι θρησκοληπτικά, είναι μαθηματικά ή χαρτές. Ε, ήθελα να πω λοιπόν ότι ε, ο κόσμος Πρέπει να προετοιμαστεί για μεγάλες αλλαγές. Απλή αναδρομή στην ιστορία. 31 του 1933 ανεβαίνει ο Χίτλερ στην εξουσία. Αν δείτε το χάρτη, είχαμε ουρανό στον κρυό. Όπως έχουμε και τώρα. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεχα... ξεκίνησε με ουρανό στον Ταύρο. Όπως θα έχουμε... Σε λίγο καιρό Θα πρέπει να είμαστε Σε λίγο παρά... θα έχουμε ουρανό στον Ταύρο Ή πόλεμο Το ένα δεν ανέβει το άλλο αυτό ε, είναι... Στην άλλο. πραγματικότητα Εγώ προσπαθώ και ε, Να δώσω να καταλάβουν Σε όσοι ασχολούνται με την αστρολογία Πως Ούτε οι αριθμοί Ούτε οι πλανήτες Προκαλούν, υποδεικνύουν. Εξηγούν και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι ανθρώπων έργα αυτά. Ε? Έτσι. Απλά, επειδή το σύμπαν έχει μια πολύ περίεργη σοφία, μας έχει δώσει αυτό το εργαλείο το πολύτιμο, διότι φανταστείτε ότι στην Αμερική τη δεκαετία του 30, λίγο μάλλον πριν το κράχ, υπήρχε μια αστρολόγο, η Εβάνζελην Όταν ήταν 30 δολάρια το μερο, το, ετήσι, το μηνιάτικο του. Του, Αγγλου, του, συγγνώμη, του Αμερικάνου εργάτη η επίσκεψή της ήταν 6.000 δολάρια δηλαδή ήταν ασύλληπτο το ποσό η οποία ο πελάτης της ο βασικός ήταν ο JP Morgan της γνωστή Morgan οικογένεια. λοιπόν είχε πει ο άνθρωπος αυτός λέει ότι οι εκατομμυριούχοι δεν χρησιμοποιούν την αστρολογία οι δισεκατομμυριούχοι τη χρησιμοποιούν θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ε, δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτα ούτε εξωκοσμίες δυνάμεις Και πολύ πολιτική τη χρησιμοποιούν παγκοσμίως Βεβαίως. Και εν Ελλάδη κατά καιρούς ε, ε, Η αστρολογία είναι ένα, είναι ένα α, α, εργαλείο πρόγνωσης Δεν μπορεί ο άλλος να επηρεάσει τα γεγονότα Αν είναι προδιαγεγραμμένο να πάθει ζημιά θα πάθει ζημιά Βέβαια, είναι διαφορετικά να πηγαίνεις στον τοίχο με 200 και διαφορετικά να σκάσεις με 40. Φυσιολογικό είναι αυτό. Η διαφορά είναι τεράστια. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό στο, στους φίλους ακροάτες, είναι ότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε έρθει να πούμε ο καθένας αυτά που πιστεύει με μια συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πάρα πολλέ φορές... Έχω ακούσει ότι με του Τσίπρα, ότι με αυτό, ότι με εκείνο, ότι με το άλλο. Πράγμα που δεν επαληθεύεται ούτε από τη στάση ζωής μου, ούτε από τίποτα άλλο. Προσπαθώ, μπορώ να κάνω και λάθος άνθρωπος είμαι, ωραία, να δώσω όσο πιο, με πιο καθαρή οπτική γίνεται αυτά που βλέπω. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε σαν χώρα για πολύ μεγάλες αλλαγές που επιβάλλει τόσο ο ουρανός όσο και ο πλούτονα που μπαίνει στον 7ο οικό, τον ήκο των Αντιπάλλων, των φανερών εχθρών στο χάρτη τη μεταπολίτευση, ο οίκο, τον οίκο των αντιπάλων, των φανερών εχθρών, στο χάρτη της μεταπολίτευσης, ο οποίος είναι ε, καταστρωμενο 24 Εβδόμου 1974, αξίζει να σημειωθεί Λευτέρη, ότι ο Αλέξη Τσίπρας είναι τέσσερι μέρε μετά. Είναι 28 Ιεβρώμου 74 1974 γεννημένο. Ωραία. Ε, ώρα 4 και 13 το πρωί. Και όχι 4 όπω πιστεύαμε μέχρι πρώτη Και σε αυτό. Καλά, να... αυτό πώ είναι γνωστό στου αστρολόγου και τα 13 λεπτά. δεν. Σα το έχει δώσει η μάνα του. Δηλαδή, Όχι, όχι το 4 και 13 είναι τη Ελλάδα που υπέγραψε ο Καραμαλή στην κυβέρνηση. Ναι. Όταν ήρθε Ο, για τον Τσίπρα, τώρα. ο Τσίπρας είναι μία 27. Αυτή η ακριβή λεπτομέρεια συμβαίνει. Επειδή η αστρολογία είναι ένα σύστημα μαθηματικό. Ωραία. Υπάρχει ένας, υπάρχει ένας φίλος και συνάδελφο ο Γιάννη Παρδόπουλο, ο οποίος είχε ρωτήσει τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό και είπε: τότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κάνει του λέει με μία με δύο τη νύχτα. Ε, με βάση τα γεγονότα της ανάληψη της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη γέννηση των δύο παιδιών και ε, την εκλογική επιτυχία του 2012 που μέσα από το astrology.gr, αν ψάξετε, ήμουν ο μοναδικός που είχα πει ότι το ποσοστό που έχει πιάσει ο Τσίπρα σε αυτή την περίοδο δεν θα τον, δεν θα τον κάνει να κερδίσει και δεν είναι και ταβάνι. Ενώ 25 πρώτου που έγιναν οι εκλογές, σας είπα ότι το είναι βάνιτο ποσοστό και όπως και το έχεις πει το Νοέμβριο πριν καν προκαθοριστούν οι έτσι, εκλογές το έτσι. θυμάμαι εδώ από το και αυτό και όταν έγιναν έγινε η ηλιακή επιστροφή του Τσίπρα δηλαδή 28 Εβδόμου 1974 έκανα την ηλιακή επιστροφή βέβαια σε ένα άρθρο το οποίο μπορεί να είναι από 300 μέχρι 500 λέξεις δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτύξεις Όλος το σκεπτικό Το ρεζουμί όμως ήταν ότι τους είπα Ετοιμαστείτε για εκλογές Και ο Τσίπρας θα καταφέρει Να επανακάμψει Και να πάρει πίσω τα ποσοστά του Βέβαια μπήκανε με βρήσανε πάρα πολλούς κόσμος ε, Αυτό Εξεχαριστώ. να ε, Όμως επαληθευτήκαμε Λοιπόν Γιώργο πάμε σε ένα τραγούδι Πάμε σε ένα τραγούδι Να μαζέψω και τις επόμενες ερωτήσει Που είναι εδώ και αφορούν και εσένα Και το Λευθέρη και Ωραία. Δημήτρη. Ωραία. Ακούμε την κομματάρα dozen. με το γλάσιμπονάτσο και τους going through το γαρίφαλο σε live εκτέλεση. Μαζεύεται πλήθος φωνές στην πλατεία Παρέα με έναν ήλιο που <SAMe> <ners> καίει <οκ faithful> <Let's go from there> <pouvez> Χρυμμένες φάτσες, παιδιά στεγονία Εκεί το γαρίφαλος λέει Τα πρόσωπα λάπουν, τα λόγια σοφά Η αγάπη ποτάμι που ρέει Τους λέει τα δικά του Και σαν τελειώσει ο κόσμος γελάει ή κλαίει Σχολείο δεν πήγε, οι γνώσεις του λίγες Μα πλούσια φωνή η σχολειο δεν πηγε οι γνωσεις του Κουράγιο γεμάτο και ό,τι υπάρχει Το σέρνι στο λίδι μαζί του Πειράζει το σέρνει στο λιδι μαζι χαμόγελα φως. Μιλάει στον κόσμο με πάτο είχε τη φαντάζη όταν η Αντέχει να σε κάθε λάθος. Ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε εμεί. Θα ξέρει ο Γαρίφαλο. Λοιπόν, ακούμε αλμπεντοδεκατέσταρα.com Σάββατο βράδυ και κάθε Σάββατο βράδυ στις 8. Ο είναι κοντά μα. Σήμερα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο, ήταν και μια επιθυμία του. Και ήρθε στην Αθήνα για δικέ του 8 η ώρα εδώ, 8 η ώρα, μην Μαζί με τον Απολώνιο, Λεξαριθμικέ, διαστημικές καταστάσεις αύριο, αρμονία του σύμπαντο ε, κλπ. Και και Απολόνιο, Λευθέρης, Αργυρόπουλος, άγνωστοι επισκέπτες, αύριο βράδυ στις 8. Λοιπόν, έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ερωτήσεις, ε, κα, τις οποίες έχεις και σημειώσει και σου έχω δώσει και εγώ. Mm -hmm. ε, πριν πάμε στο Λευθέρη, να... Ρωτάει εδώ ο κόσμος, περιλεπέν για πρόεδρο, για άνοδο, για πτώση ολλάν και λοιπά τα συσχετίζουν με τα γεγονότα που αναφερθήκαμε πριν τα χτεσινά στη Γαλλία, τα πολύ αιματηρά και πολύ έτσι δύσκολα, αλλά και περίεργα. Και περίεργα. Οπότε την ανάλυσή σου και τις προβλέψει σου... Και Κοιτάξτε να δεις, τώρα να πάμε λίγο να δούμε το θέμα τη ε, Γαλλία γιατί όντω είναι αρκετά φλέγων. Έτσι βέβαια. Να δούμε το, στον προοδευμένο χάρτη της Γαλλίας Και μας είπαν πριν σαν πληροφορία γιατί εγώ δεν είδα ειδήσει, mm -hmm. Συγγνώμη για να το συμπληρώσουμε Ότι και σήμερα υπήρξε εκτροχιασμός, εκτροχιασμός στρέμος στη Γαλλία Δεν ξέρουμε τώρα αν είναι σύμπτωση, τυχαίο γεγονός ή οτιδήποτε άλλο λοιπόν, λοιπόν, Και εδώ τώρα λοιπόν. σε, ε, θα κάνω μια πάσα και θα ζητήσω κάποια στιγμή Την παρέμβαση και του Γιώργου του Βασιλάκου που είναι εδώ Γιατί Γιώργο έχω θέμα δικό εδώ τώρα ο προδευμένος βόρειος δεσμός και εδώ προσέχτε να δείτε πως λέγαμε για την 22η μοίρα Ο προδευμένος βόρειος δεσμός είναι στην 22η μοίρα του Ζωδίου του Εγώκερου ωραία, και μπαίνει στον 7ο οίκο της Γαλλίας άρα η 20η δεύτερη μοίρα τι είπαμε, μοίρα της λελοφονίας μπαίνει στο δεύτερο, στον 7ο οίκο βόρειος δεσμός έχει να κάνει με συλλογικές ομάδες καλά τα λέω, τα θυμάμαι καλά την κλασική ωραία και έχουμε τον προοδευμένο Άρη σε ακριβέστατο τετράγωνο με το γενέθλιο Άρη της Γαλλίας δύο παρθένων από πρόοδο δύο διδήμων Άρα τα πράγματα για τη Γαλλία είναι λίγο περίεργα Είναι αρκετά δύσκολα Και θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο Όπου θα έρθει και ο ουρανός Θα έρθει και ο ουρανός να κάνει τετράγωνο με τον οροσκόπο της Γαλλίας Μέσα από το 10ο, Και θεωρώ ότι η Γαλλία θα πρέπει να κινηθούν οι 12 θεοί του Ολύμπου Ο Βραχμαπούτρας Και ο... Βρα... Βραχμαπούτρας, ναι. Βραχμαπούτρας. Και, ο... Βραχμαπούτρας. Ναι. και ο Γαργαλάι Λάμα Ο προκειμένου... Γαργαλάι Λάμα ε. Προκειμένου να αναστρέψουν Την πορεία που λέγεται Λεπέν Βέβαια ξέρεις Με τη Λεπέν ξέρεις τι έχει γίνει Ο πατέρας εσύ θέλε αγόρι Η μάνα της ήθελε κορίτσι Τώρα και οι δύο είναι ευτυχισμένοι Αυτή είναι φίλοι της ζωής Κωνσταντόπουλου όχι ρε, θα πλακωθούν στους οι στις αυτοί Άρα και ο Κωνσταντόπουλος μπορεί να θέλει αγόρι και βγαίνει τη ζωή. Η ζωή είναι άλλο λόγο κούρσας. Θα... Εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώνεις το... Πάμε για τη Γαλλία. Έχι. Είπαμε ότι η Γαλλία μπαίνει σε μια περίοδο πάρα πολύ ζωρική. Θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο σταυρό όχι να κουβαλήσει αλλά ο ουρανό θα κάνει αντίθεση με τον Βόρειο Δεσμό τετράγωνο με τον προοδευμένο Βόρειο Δεσμό και τετράγωνο με τον οροσκόπο της Γαλλίας γενικά οι Γάλλοι ε, ουσιαστικά τώρα θα αρχίσουν να θερίζουν τους πόρους που σπηράνε διότι όταν ε, είσαι χορηγό εντός και εκτός εισαγωγικών τρομοκρατών είναι πάρα πολύ Πιθανόν ε, Να γυρίσουν αυτοί να σου Κάτσε τώρα να ρωτήσω κάτι εγώ Βεβαίως. Είμαι χορηγός δικό σου Αυτό που είπες τώρα να. Και το πρώτο που θα πάει να βαρέσω είσαι, Θα πάει να εγώ Μα καταρχήν όταν είσαι τρομοκράτης Αφού είσαι χορηγό για να κάνεις ναι. άλλες δουλειές ναι, Εσύ έρχεσαι το... και βαράς εμένα όχι, όχι, όχι. Θα σου το εξηγήσω ότι αυτό, γίνεται Αυτό θα όλα τα παιδιά των μυστικών υπηρεσιών όλα τα παιδιά των μυστικών υπηρεσιών π.χ. ο Μπιν Λάντεν κάποια στιγμή ήταν στράφηκαν τους εναντίον τους ναι. και κάποια στιγμή τον στείλαν για τσάι. Έτσι είναι. Ναι. Διότι οι Γερμανοί να ξέρεις οι Γερμανοί mm -hmm. όταν έφευγαν το 45 από εδώ, το 44 από το φύγανε, τους όσους ήταν συνεργάτες έχουν μείνει μπόλικα υπολείμματα αλλά όσου προλάβανε τους καθαρίσανε διότι ε, ξέρουν ότι ο άνθρωπος που προδίδει την ιδεολογία του και δει την πατρίδα του. Είναι δεν αυτό έχει που πέσει. λένε τον προδότη, πολύ αγάπησαν. την προδοσία, Ουσία. πολύ αγάπησαν τον προδότη, ουδή. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Όχι για να μαθαίνουν μερικά κοπροσκυλουά. το είπα γαλλικά, ε. Ναι. είσαι ναι. και κοπροσ... εσύ. Βέβαια, ε, μερικά κοπροσκυλουά. που έχουν πέσει στα τέσσερα, όπω βάλαμε και ένα τραγούδι προηγουμένω. ότι άμα πέσει στα τέσσερα. Ένα γεγονός θα συμβεί μόνο. Δύο αποκλείεται. Λοιπόν, συνέχισε. Ε, και έχουμε μπει λοιπόν σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων. Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτή τη στιγμή αναστρέφεται και το κλίμα που λέγανε ευρώ ή δραχμή. Έχουν αρχίσει και οι Βραχμή κερδίζει πάρα πολύ σοπαδούς, γιατί ξέρουν ότι το ευρώ είναι ένα νόμισμα το οποίο στην πραγματικότητα ήταν μια παγίδα της Γερμανίας για να βάλει χέρι όλες τις, ε, στην περιουσία των Ευρωπαίων. Ομολογουμένως ήταν μια πολύ έξυπνη παγίδα. Είχαν βάλει και το Ντάπρμαν εδώ το σημίδι και όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να ξέρουμε κάτι. Η Ελλάδα είναι τέτοιο τώρα θα επικαλεστώ μια ορολογία του Γιώργου του Βασιλάκου, είναι τέτοιο το κάρμα λοιπόν Γιώργο, η οποία πάντα στη δύσκολη στιγμή θα είναι αυτή που θα βάζει πλάτη και θα αναστρέφει την κατάσταση. Πάντα. Δηλαδή και οι Ρώσοι πολέμησαν λισαλέα, αλλά άμα δεν είχαμε καθυστερήσει εμεί εδώ τους Γερμανούς... Θα ε... ήταν αλλιώ τα πράγματα σήμερα. Θα, θα παίζαν οι Ρώσοι, θα παίζαν Πουντε Λίγα τώρα, κατευθείαν. Μια ωραία, είπε Πουντε Λίγα. Άκου μια ερώτηση που στείλει ένα φίλο, mm -hmm. να το όνομά του για να τον τιμήσουμε, mm -hmm. ε, ο Αλέξανδρος από τη Θεσσαλονίκη. Ε, έχει απαντηθεί και το 521, αδερφέ μου. Αλλά για πάρτι θα το ξαναπεί ο Λευθέρη. Λοιπόν, λέει το Euro του 16 που θα γίνει στη Γαλλία, πιστεύετε ότι θα διεξαθεί κανονικά και συμπληρώνω εγώ την ερώτηση μετά τα γεγονότα τα χθεσινά και ό,τι άλλο προκύψει. Εδώ είναι το θέμα, Μάσα. Γιατί χτυπήθη το γήπεδο mm -hmm. το γαλλικό ευρώ που παίζανε. Χτε παίζανε μπάλα, φιλικό Γαλλία, Γερμανία. Όχι το μοντιάλ, το Euro του 2016, το, δεν είναι στη Γαλλία. Στη Γαλλία, στη Γαλλία. Όχι, όχι. Στη Γαλλία. Ωραία, τέλο ε, πάντων. Όχι το μοντιάλ, το Euro. Α. Είναι στη Κοίτα, Γαλλία. Οποίο... Μήπω το γήπεδο χτε χτυπήθηκε. Σκοπιμός ότι και καλά Του χρόνου θα μας βρείτε εδώ Μπος είμαστε και στις Κερκίδες Δηλα, δηλαδή, από τώρα. Ξέρεις, θα σου από κάτι. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση Ωραία Γιατί να ξέρεις κάτι Επειδή τη χάνει να έχω Μια σχετική έτσι πληροφόρηση Καλύτερα να σε περάσει Μια ταξιαρχία αρμάτων Από πάνω παρά να σε συλλάβουν Δύο Γάλλοι αστυνομικοί Αυτό είναι γεγονός είναι ίσω οι πιο σκληροί αστυνομικοί στον κόσμο. Δεν το λέω μπάτσι γιατί είναι λίγο. Όχι, όχι, αστυνομικοί. Και οι Άγγλοι είναι έτσι. Αυτοί που το παίζουν πολύ δημοκρατία στην Ευρώπη και υπάρχει, εντό εισαγωγικών τώρα mm -hmm. αυτό, είναι με τη λέξη νομίζω που λέει ο Τραγκάτ. Ε, είναι πολύ σκληροί. Είδατε, τώρα, φανταζόταν κανεί ότι θα κλείσουν τα σύνορα τη Γαλλία σε 30 λεπτά και θα βγει στρατό στο Παρίσι. Παρασκευή, βράδυ Αυτό αν είχε γίνει λευτέρη πάνε. στην Ελλάδα πώς θα το έλεγαμε Ναι, χούντα Γιατί θα σου πω κάτι Όταν όμω υποστηρίζεις κάτω. την πατρίδα σου Δεν λέμε τις κομμότητες τώρα που παίζουν από κάτω έτσι. Την πατρίδα σου και τους πολίτες σου έτσι. Τα κάνεις όλα έτσι. Δεν τον έχεις το στρατό για να μαντάρει κάλτσες Γιατί έτσι. εδώ άλλο βγήκε και είπε δεν έχουμε σύνορα θαλάσσια και δεν έχει συλληφθεί ακόμα από αυτό φόρο Ούτε για χιούμορ δεν λέγονται αυτά όχι, όχι. Και δεν και με εγώ... ο προθυπουργός Με την έννοια ότι ακριβώς με νοιάζει Επειδή είναι ο Πρωθυπουργό, Δεν είναι ο Πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Αλλά κοιτάξτε να δεις όπως έχουμε Ελλάδος. Έτσι προσεχή. για να δώσω και μια δεύτερη πληροφορία. Έτσι για, για να συνομιλούμε, δώσω... θα τη λέμε σε αυτό το κολέγιο. Στου δεν θα είναι για πολύ καιρό πρωθυπουργό το Παλκαδάκι. Μακάρι και στο Ιθουτήτα αυτή για να μπορώ να πάω στο πατρικό μου, γιατί μένει απέναντι και έχει 38.000 κλούβες. Δεν μπορεί να πα στην οδό αρμονία για αυγά. Κλούβε, μακάρι να έχει με αυγά. Α. Έχει με αστυνομικού. Και καλά κάνουνε. Ωραία. Αλλά είμαι από το Παναγία μου, με την κυρία Πλισέ. Που λέει: Λιάζονται στην πλατεία Βικτωρία. Γιατί του παίρνει στο σπίτι της, να του βάλει την ταράτσα να λιάζονται. Γιατί δεν μένει στην πλατεία Βικτωρία. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να παναλιάσω. Το κατάλαβε. Λοιπόν, Ωραία. μην λάθουμε με τα κοπρόσκυλα που έχουμε εμπλέξει Λοιπόν, ε, Λευτέρη, θα ήθελε να πάμε λίγο σε πολιτικέ προβλέψει. Εσύ νιώθει ότι. κάτι νιώθει, εσύ. Έχει βιντεοσέλ με το Θεό κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε. Ε, λένε, γιατί... λένε πιο πολύ ενδιαφέρεστε για του Γάλλου παρά για την Ελλάδα Όχι, είναι το γεγονός της ημέρας Και βεβαίως θα πούμε τώρα Μετά από αυτό που η Συνάτη Να πιζέμιση διάκοψε Μόνο ελληνικά πράγματα ωραία. Καλά, κακά, Κατά άσχημα σύν, ο παρακολουθήσει Αν παρακολούθησε ο φίλος Στην εκπομπή Είπαμε ότι βάλαμε κάποια ηχητικά, Μου στείλαν κάποια μηνύματα Μου λέει να ε, Εντάξει ε, ναι, δεν αποκλείεται να είμαστε τα επόμενα θύματα ναι, ναι. Ε, Και μάλιστα ειδικά με τη φρούρηση που έχουμε Ποια φρούρηση Ένα παιδικό στις σταθμούς τσιχαντιστών αυγή Μας έκανε δεν χρειάζεται να βγουν οι ενήλικες Ρε αγόρι ε, ξέρεις ελληνικά ποια φρούρηση τώρα Πάμε τώρα λίγο να δούμε Για τη νέα δημοκρατία Τι καταρχήν για πρόεδρο έχουμε μια άποψη Έτσι πέσει που ε, Θα πούμε το εξή πρώτα Μόνο μην μου πεις Άδωνη αυτοκτονώ τώρα από τον 4ο, Πηδάβα τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γουστάρεται πούμε... να έχω Άδωνη στο σταθμό. Όχι, όχι, όχι, όχι. Στην εκπομπή. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. στην εκπομπή σου. Καλεσμένο. Δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα ποτέ στη ζωή μας, όχι, δεν όχι, θα πάρω μ. Μ. τώρα. Ε, μην ξανακάνει. Ε, Εδώ δεν, δεν δεσμευότηται ο σταθμό ο Καρποδίνης. Ο Καρποδίνης <στονίς> είναι ο μουρλάμενος, <στονίς> ε, καταλαβαίνει Για... Χριστό. Πάμε τώρα λίγο Νέα Δημοκρατία και λέει Η... είναι και πολιτικά τοποθετημένο και 30 χρόνια σε δημόσια θέα ακομάτιστος και αχρωμάτιστος προχώρα. Η φράση Νέα Δημοκρατία έχει τον αριθμό 610. Ε, αυτός ο αριθμός, εκτός του ότι καταλήγει στο 7, είναι ο ίδιος με τον αριθμό της λέξεως ΣΕΡΕΣ. Και το τοπονύμιον ΣΕΡΕΣ είναι ένα από τα σπάνια τοπονύμια στη χώρα μα που είναι παλινδρομικός αναγνώσιμων, δηλαδή... Διαβάζεται και από δεξιά και από αριστερά με τον ίδιο ακριβώ τρόπο και όχι μόνο, αποτελείται από δύο σίγμα, από δύο ε και από δύο ρο. Αυτή δηλαδή η λέξη είναι μια πολύ σπάνια λέξη, η οποία καταλήγει στο 610, ισοψηφεί δηλαδή με τη φράση Νέα Δημοκρατία, και σύμφωνα με τη λεξαριθμική θεωρία θα πρέπει να έχει κάποια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει σχέση διότι ο Κωνσταντίνο Καραμελή, ο γυραιότερο, ο οποίο ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, η καταγωγή του είναι από την πρώτη σερόν. Επομένω. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αριθμοσοφία μπορεί να γνωρίζει ακόμη και τον το, το, το τόπο της, κατά, κάποιο, κατά κάποια προσέγγιση της καταγωγής κάποιου ανθρώπου που σχετίζεται με τη δημιουργία του κόμματος αυτού. Ε, επίσης, ε, εάν ε, πάρουμε το, το όνομα Κάραμαν αυτό χωρίς άρθρον έχει τον αριθμό 451. Εάν προσθέσουμε το 4, το 5 και το 1 θα καταλήξουμε στο 10 και από, εκεί, από το 1 και από το 0 θα καταλήξουμε στη μονάδα που δείχνει κάποιον που έχει σχέση με την ηγεσία. Δηλαδή, το ένα είναι η ηγεσία. Έτσι, είναι ο ηγέτη, είναι ο πολιτικό κλπ. Ε, εάν τώρα το πλήσουμε αυτό και βάλουμε το όμικρον, θα προκύψει το ένα αρθρό ο Καραμανλή, το οποίο θα δώσει άθροισμα 521 και θα ισοψηφίσει με το όνομα Dora. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η Ντόνα Πακογέννη είχε κάποια συνεργασία έτσι, με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον νεότερο. Και γι' αυτό αυτά τα δύο ονόματα που είναι στον ίδιο πολιτικό χώρο το δεν είναι Επίθετο μην πεις γιατί βλέπω να ανάβουμε τα στυκάκια που έχει φέρει κέντια να, <laughs> ναι. Θέλω να πω εντάξει το όνομα τώρα ότι είναι και αυτό 521 Θεώ, νομίζω. Τώρα, νομίζω. το Θεοδώρα έχει άλλη αριθμητική αξία ανώτερη Διότι έχει ωμέγα μέσα που το ωμέγα είναι το 800 Και επομένω έχει ένα άθροισμα το οποίο είναι δεν πάνω εμένα, Δεν εννοείσαι εμένα γιατί εγώ έχω πει ότι έχω κάνει επέμβαση και λέγω με ντόρωθι <laughs> Δεν εννοείσαι εμένα <laughs> Έτσι. Εννοούμε. Γελάνε, πολιτικά... εγώ μιλάω σοβαρά και αυτοί γελάνε. Ε, Τι απλά πρόσωπα εννοούμε και, είπαμε ποια εννοούμε ναι. και λέμε Εντάξει. ότι έχουμε την ισοψηφία Εντάξει. μεταξύ Εντάξει. του ονόματο Ντόρα και του ενάρθρου Ο Καραμάνλη με τον αριθμό 521. Mm -hmm. Αλλά είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει τον ίδιο αριθμό με την ε, λέξη ΣΕΡΕΣ, τον αριθμό 610. Mm -hmm. Και όσον αφορά τώρα την, αυτή την αναμέτρηση για το ποιο θα καταφέρει να είναι ο επόμενο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε ότι η πρώτη αναμέτρηση γιατί μάλλον θα έχουμε και δεύτερη, ξεκινάει και είναι να γίνει στις 22 ενδεκά του. Δηλαδή πάλι και εκεί το 22. Έχουμε το 22 και έχουμε και το 11. Και είπαμε ότι το 22 και το 11 αντιστοιχούν στη λέξη σταύρωσης. Έτσι, αν τα ενώσουμε και τα δύο μαζί. Δηλαδή προβλέπεται να γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη εκεί. Ε, τώρα οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει κάποια πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι τελευταίε για τι πέσαν πάρα πολύ έξω Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, από τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ανικανότητα, είναι θέμα σκοπιμότητας. Δεν είναι εύκολο να, να μπορούμε να προβλέψουμε ποιος θα είναι ο επόμενος νικητής. Ούτε ε, εάν θα ε, είναι από τον πρώτο γύρο, διότι έχουμε τέσσερις οι οποίοι είναι υποψήφιοι, που σημαίνει ότι ο καθένας θα πάρει μία μερίδα μικρή-μεγάλη και αυτή η μερίδα που θα πάρει μπορεί να οδηγήσει και σε επόμενο γύρο, στι 29 του μηνό. Αλλά 29 του, ε, του μηνό, το 29 είναι αριθμό που ανήκει στην ακολουθία του Λούκα. Έχουμε τι πολύ σημαντικέ ακολουθίε Φιμπονάτσι και Λούκα. Η ακολουθία Φιμπονάτσι ξεκινάει 1-1, 2-3-5-8, 13-21-34-55-89-144, 77, 6 10 Και μέσα εκεί είναι και η Νέα Δημοκρατία στην ακολουθία Φιμπονάτσι, που είναι το 610, έτσι, λεξαριθμικά βεβαίω. Και η ακολουθία του Λούκα ξεκινάει με το 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 300, 199, 322, 521 5, 5, 5, και 843. Και ο αριθμό είναι και ο αριθμό 521 εκεί, μέσα εκεί στην ακολουθία αυτή, αλλά είναι και ο αριθμό 843 που είναι ο αριθμό από τη λέξη Δημοκρατικό. Ενώ το 521 είναι ο αριθμό από, από το όνομα Αλέξανδρο αλλά και από τη φράση, όπως είπαμε, ο Καραμανλής. Άρα βλέπουμε την παρουσία στις ακολουθίες και Φιμπονάτσι και Λούκας αριθμών που έχουν σχέση με ονόματα από την παράταξη της... Να πω τώρα, λίγο, επειδή ξεσλά, αρχίζω εγώ κάνουν τους δικούς μου έτσι... Άν δεν πιάνει του δικού, γιατί μόνο που πιάσει την ακολουθία αφιμπονάτσια είχα κάτι και ένα στο στοβάκι. Λοιπόν, <laughs> <laughs> ε, αν θεωρήσουμε, ειχα κατι και ενα στο λοιπον αν θεωρησουμε γιατι τι γίνεται, ο Τον Άδονη δεν τον πολύ βλέπω, εγώ την έχω γράψει ποιο θα είναι πριν γίνει οι εκλογέ, κάμπριν προκυρηθούν. Ε, λόγω του ότι ας πούμε, το καραμανλικό μπλοκ υποστηρίζει με ημαράκι. Με τα... Η μεγάλη μάχη θα γίνει, όπως το λες, εκεί... Με η Μαράκης Τζιτζικώστας, εκεί, ναι. ο... Okay. ο Κούλης... Εντάξει, yeah. Κούλης... Yeah. Ο... Yeah. ο γιος yeah. του απέθαντος α πούμε, λέω για κούλι. Όταν λες Κούλης... Ε, ο Κυριάκορ. Ε, το ολόκληρο το όνομα, παιδί μου. Τι λε, κούλη, το είμαι υποκοραιστικά να μιλάμε. Έτσι, έτσι. Γιατί μην πει κανένα τέτοιο. Είναι που είναι οριακά ο σερβέρ, μην πέσει και τσάτ και σερβέρ και δεν ψαχνόμαστε. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αφού είπαμε τη Νέα Δημοκρατία. Να πιάσουμε τώρα τον άλλο συγχωρεμένο, τον Πασόκ. Οι λέξει Πασόκ, είναι ακρόνημο. Έχει τον ίδιο αριθμό με τη φράση ο λαό. Και έλεγε ο Ανδρέα ο, Ανδρέ, ο λαό στην εξουσία. Ο λαό έχει το 371 και ΠΑΣΟΚ το ακρόνιμο αυτό έχει πάλι το 371 ε, αλλά εάν προσθέσεις το 3, το 7 και το 1 θα καταλήξεις στο 11 και βεβαίως θυμάσαι το 2011 που ήταν ο Γιώργο Έξιου Βαπανδρέου επάνω ο οποίος έλεγε λεφτά υπάρχουν αλλά δεν έλεγε πού υπάρχουν τα λεφτά τι έγινε στο Σύνταγμα τότε και τι ποσοστά, με τι ποσοστά κέρδισε τον Κωνσταντίνο Καραμαλίτο νεότερο το 9 με 44% τον κέρδισε, έναντι 33% που πήρε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και μέχρι στιγμή δεν έχει υπάρξει κάποιο πολιτικό από τη Νέα Δημοκρατία που να έχει ξεπεράσει το 30%. Ο Καραμαλή έφυγε με 33%, με διαφορά 11%. Αλλά το 2011, το 2011, έγινε πανικό στο Σύνταγμα, που βγαίνει πανικό στο Σύνταγμα ήσον 2011, και γινόταν ο, ο χαμό αυτό δηλαδή, και είχε τη μεγάλη την αντίδραση από 11 εκατομμύρια Έλληνε, α το πούμε έτσι, το 2011. Ωρα. Επειδή μα ακούνε. ήξερε ότι υπάρχουν λεφτά, αλλά δεν είπε στι τσέπε σα, και έρχομαι να τα πάρω. Ωραία. Λεφτά υπάρχουν. Επειδή την εκπομπή. Είμαστε ένα κράτο που, που έχουμε πλουτοπαραγωγικούς πόρου τεραστίου, αλλά δεν μα αφήνουν κάποιοι να του αξιοποιήσουμε. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο, αφού τώρα κατέληξε η συζήτηση εδώ, να το πούμε κι αυτό, ότι το 2010 που μα έβαλε ο Γιώργο Παπανδρέου στο ΔΝΤ, είναι τυχαίο ότι έληξε τότε. Η συνθήκη Κούπερ με φεκ έχει ξεκινήσει από το 1940 ε, ναι. και ήταν για 70 χρόνια. Και έλεγε, όριζε με υπογραφή που είχε γίνει τότε. Μετάξα. Με, με υπογραφή που, είχε, που είχαν υπογράψει τότε, ας πούμε, η πολιτική τη Ελλάδο ότι η κυβέρνηση του 2010 έχει το δικαίωμα να ε, αναιρέσει τη συμφωνία και να την πάψει, να τη διακόψει. Εάν δεν το πράξει όμω αυτό, αυτομάτω η συνθήκη Κούπερ ανανεώνεται για 25 ακόμη έτη. Και θα ισχύει μέχρι το 2035 εάν δεν... Εκεί που λένε να πάνε το χρέο και καλά Και τι λέει αυτή η συνθήκη Ονο, <νοητό>. Δεν μας αφήνουν να βγάλουν τα πετρέλαια και τα πολύτιμα ορυκτά που έχουμε Γιατί έχουμε άφθονα Και εδώ θα σας κάνω και την αποκάλυψη που είχα πει στην αρχή για τα πετρέλαια Πού ευρέθη με απόδειξη βεβαίως η πρώτη πετρελοπογή ε, της Ελλάδος Που έβγαλε βεβαιω η πρωτη πολλά από θέματα πετρελαίου και ακόμη βγάζει στον Πρίνο Πώς <Πόσο> ονομάστηκε και πότε βρέθηκε. Βρέθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1974 και ονομάστηκε Πρίνος Α, Πρίνος 1. Πάμε τώρα να δούμε τι αριθμό έχει η φράση ο Πρίνος. Ο Πρίνος έχει τον αριθμό 580. Τον ίδιο ακριβώς αριθμό έχει και οι λέξει πυρ. Το πυρ, εκτό από τη φωτιά, συμβολίζει την ενέργεια. Γι' αυτό και η λέξεις πυραμής, που σημαίνει «δοχείον πυρός», «δοχείον ενεργείας», Άρα, γιατί το αμύς είναι δοχείο, Ενεργειακών δοχείο είναι η πυραμή. Η πυραμή είναι ένα κτίσμα το οποίο έχει τη μεγαλύτερη αντισυσμικότητα από οποιοδήποτε άλλο ε, κτίσμα που μπορεί ναι. να φτιάξει, αλλά έχει και πάρα πολύ υψηλή ενέργεια στο εσωτερικό τη. Και υπάρχουν σημεία μέσα στο εσωτερικό τη πυραμίδα που η ενέργεια είναι μεγίστη. Αλλά εάν γράψουμε τη φράση ο πρίνο ο α, αλλά το α μόνο με το α, το γράμμα το α, όχι τη λέξη α, ο πρίνο ο α, ξέρετε, τι παράγεται. 651. Ακριβώ ο ίδιο αριθμό με τη λέξη πετρέλαιο. Να oh. πόσο λόγο επεμβαίνει και γνωρίζει ότι κάποτε κάποιοι σε μία Όχι τοποθεσία Όχι, δεν μπορεί να κάποιοι. Ε, στο σημείο θα, αυτό του συνάσου. Ναι, θα, σού... θα ονομαζόταν έτσι και θα ήταν το α, το πρώτο κοιτάσμα. Και θα ισοποιούσε ακριβώ με τη λέξη πετρέλαιο. Που έχει τον ίδιο αριθμό και η λέξη σε επιστήμη. Γιατί τη χρειάζεσαι την επιστήμη για να παράγει τα προϊόντα του πετρελαίου. Και, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. και να βγάλει και το πετρέλαιο, έτσι. Mm. Τώρα, το τι με έγινε, με το θέμα του πετρελαίου. Θα πούμε την καταπληκτική ισοψηφία η οποία είναι η εξής. Τα πετρέλαια εις το Αιγαίον και το Ιόνιον πέλαγος. Προσέξτε αυτή την ισοψηφία. Τα πετρέλαια εις το Αιγαίον και το Ιόνιον πέλαγος. Βγαίνει ο αριθμός 2.801. Είναι το ίδιο με το ρήμα χρωστάω. Χρωστάω δηλαδή λεφτά. Σου λέει πήγαινε βγάλτα να ξεπληρώσει. Αλλά πριν ξεπληρώσει. Πήγαινε να δει ποιο είναι το δημόσιο χρέο. Μήπω δεν είναι αυτό που σου λένε, Μήπω σου παραφουσκώνουν το δημόσιο χρέο και είναι 90 δι και αυτοί σου λένε ότι είναι 390 και από του τόκους που σου παίρνουν, Μετά από κάποια χρόνια, σύντομα μπορεί να σου πούνε: Σου βγάζω 200 δι, γιατί σου το... έχω αρπάξει πάρ, πάρα πολλού τόκου πλασματικού. Οπότε επισήμως, πατσίσαμε. Επισήμως να και έτσι. Η Γερμανία από εμά έχει βγάλει 80 δι επισήμω. Επίση αυτά είναι καταγεγραμμένα. Yeah. Δηλαδή απα... αυτή τη στιγμή υποφέρουμε από δύο τοκογλύφου. Ο πρώτο είναι. Αυτό που είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, που μας, αντί να μα δώσει αυτό που μα χρωστάει, μα απομυζά, yeah. μα πίνει το αίμα. Και ο δεύτερο είναι εκεί που μας χωσαγάνε, ο εσωτερικό που όλα, τα πιο πολλά νοικοκυριά έχουν πιαστεί θύματα των τραπεζών και δεν μπορούν, μας έχουν κλέψει τη ζωή. Συγγνώμη για λεπτά, εκεί δεν φταίει δε φταί η τράπεζα. Φταίει ο Μαλάκας που του λέει η τράπεζα: αλλά παρελεφτά και πάει. Με την καλή την έννοια. Ο Μαλακάς. Ναι. ο Μαλακάς δεν είναι εύρης, είναι ο Μαλακός, ο Μαλθακός mm. Αναφέρεται και στις γραφές Σε πιάσανε κότσο δηλαδή, πήγες πήρες τα λεφτά Δεν είναι ε, ευαγή ιδρύματα, οι τραπέζες Οπότε... Να ρωτήσω κάτι, Παρακαλώ. το μέλλον της Ευρώπης πώς έτσι το βλέπεις Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι ε, Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι σήμερα αυτό που βλέπω είναι ότι μετά το 2018 θα περάσει μεγάλες κρίσεις. Δηλαδή βλέπω ότι κάποια κράτη που είναι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2018 μπορεί να, μπορεί να φύγουν, μπορεί να μην είναι. Καταρχήν έχετε υπόψη σα ότι η Φινλανδία αποδείχθηκε ότι είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης. Αν βέβαια αυτό δεν τους ακούει κανένα γιατί είναι τσάτσι ορτινάντζες των α, Γερμάνων. Οπότε... Πάμε πιο χαλάρα Αλλά να ολοκληρώσουμε με το 2.801 Τα πετρέλαια στο το Αιγαίον και το Ιόνιον πέλαγος 2.801 Χρωστάω 2.801 επίσης Και Εις το κατάκολον Και τα δύο με όμικρον, έτσι προσέξτε Οι λέξεις κατάκολον η το κατάκολον του νομού Ηλίας Βγάζει πάλι 2.801 Που σημαίνει ότι έχουμε και εκεί πετρελαιό Και έχει αναφερθεί Απ' το ΙΓΜΕ αυτό Λοιπόν να δω τι άλλο ρωτάνε Πόσα κιλά Τι θα γίνει για τους πληστηριασμού, λένε εδώ οι φίλοι. Α, καλό θέμα αυτό. Και Α. ότι οι είναι... Είχαν δώσει το σύνθημα Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, αλλά και σε αυτό τούμπα κάνανε. Ναι, αλλά παλιά λέγανε η αριστερά θα σπάρει τα σπίτια και αυτό κάνει τώρα η αριστερά. Λοιπόν, για να βάλουμε το HIMPOTIES, γιατί όλοι είμαστε. Υπνοτισμένοι. Inside out, I'm losing touch with all reality. I remember the look in your eyes, the way that they pulled me inside. All I've got now in my defense is my. Όλοι τα τελευταία χρόνια, να μην τα 40, από τα 5 τουλάχιστον. Γι' αυτό έβαλα και αυτό το τραγούδι. Ακούμε αλπέντο δεκατέσσερα.com και την εκπομπή το φουλ του άστρου με τον κύριο Καρλ Χάιν Ζότιγκερ κάθε Σάββατο στι 8. Και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα ο Λευθέρη ο Αργυρόπουλο, ο οποίο να σημειώσετε θα είναι και αύριο εδώ στι 8 η ώρα στου Άγνου Επισκέπτε μαζί με τον Αβολonio και θα πούμε εκεί άλλα πάλι τρελά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους πάντες που είναι μέσα και δεν φύγει κανείς και το σύστημα είναι στα όρια του γιατί πολλοί δεν μπορούσαν να μπουν να ακούσουν ακόμα και ο χιονισμένος που χειρίζεται την κονσόλα την κεντρική από αλλού ε, η ερωτήση είναι βροχή να δω μερικές ε, Ναι Λοιπόν Αργυρόπουλε να ετοιμάσει τη λέξη το λεξάριθμο τη λέξεως μετανάστη και για όσους δεν έχουν καταλάβει τι παίζεται παίζεται αλλίωση πληθυσμού τα άλλα τώρα τα κοντινά πλάναια με τα παιδάκια που βεβαίως έχουν τη σημασία τους είναι για να συγκινούνται μερικοί και να δεχτούν έτσι όμορφα ωραία συναισθηματικά τη χατζάρα κάτι που συνέβη και και θα συμβεί πάλι και θα δούμε και τι θα γίνει λάβετε θέσεις, λάβετε μέτρα ένα είναι αυτό, δεύτερον Uh, τι άλλο έχω <coughs> Ρωτάνε να πούμε για την Ελλάδα πριν κλείσουμε και θα πούμε. Με μία κουβέντα μόνο λεφθέρη, τι θα πει η λέξη αναλογικό λεξάριθμο. Αναλυτικό λεξάριθμο. Αναλυτικό είναι, αναλογικό ναι. είχανε γράψει. Δεν... Το διάβασα όπω το είχα γράψει. Ναι, είναι, είναι σφάλμα. Αναλυτικό είναι το, το σωστό. Α, εντάξει, αναλυτικό το... έχει ένα συμπέρασμα. Ναι, το έχω, το έχω πει για πρώτη φορά αυτό από το 2003. Αναλυτικός λεξάριθμος είναι... Ο... Θα δώσουμε ένα παράδειγμα για να το ε, δούνε όλοι πώς, πώς είναι, για να το εννοήσουμε. Αν ναι. πάρουμε το γράμμα το α, σαν γράμμα από μόνο του αντιστοιχεί στο N, στη μονάδα. Αν όμω το ανοίξουμε και το κάνουμε λέξη, δηλαδή γράψουμε τη λέξη α με τα τέσσερα γράμματα που αυτή αποτελείται, τότε ο αριθμός που παράγεται είναι 532. Mm -hmm. Ο αναλυτικός λοιπόν λεξάριθμος από το γράμμα το α είναι το 532. Δηλαδή, αν πάρουμε... Ένα όνομα, ας πούμε, τη λέξη αριθμός. Αυτή έχει κανονικό λεξάριθμο το 430 και για να βρούμε τον αναλυτικό πρέπει να προσθέσουμε το α που είναι το 532, το ρο που είναι το 900 γιατί γράφεται με ω, το ι που είναι το 1111, το θ, το μη, το όμικρον και το σιγμα. Και το μη γράφεται με μη υψηλον, όχι με μη ι. Όπως και το νη γράφεται με νη. Υψηλον. Άρα το μη νη είναι 440. Αυτό δεν το ξέρω. Έτσι. Το ν ολογράφο είναι 360 και είναι καταπληκτικό ότι το ο το σαν ο είναι 70. Σαν ο μικρον είναι 360. Αλλά 360 είναι και οι μοίρε του κύκλου και το Ω έχουμε σε συγκεκριμένη αριθμοσφαιρά συμβολισμό ε, με, γεωμετρικό με το, το κύκλο. Με το γεωμετρικό τόπο του κύκλου. Γι' αυτό και έχουμε το 360 που έχει την ταύτιση με τι μοίρε του κύκλου και γιατί έχουν δοθεί 360 μέρες στον κύκλο... διότι ε, κάποτε πίστευαν ότι η, ο περίοδος, η, η, περίοδος, ε, η περίοδος της περιστροφής της, ε, του πλανήτη μας, της γης, πέριξη του ηλίου... ότι είναι τ, περίπου 360 ημέρες. Ενώ στην πραγματικότητα είναι 365,2422 με τα πρώτα ε, 7 δεκαδικά ψηφία τότε πίστευαν ότι ορισμένοι ότι ήταν κοντά στις 360 και επειδή ο κύκλος που κλείνει γύρω από τον ήλιο είχε 360 ημέρες για αυτούς ε, περίοδο περιστροφής, έτσι έδωσαν και στον κύκλο τις 360 επιδιαίρεσεις που είναι οι μοίρες. Έτσι, για να μπορεί να ξέρει και ο, ο καθένας που έχει την απορία γιατί δόθηκε ε, στον κύκλο οι 360 μοίρες, αλλά η αριθμοσοφία του Πυθαγόρου είναι η μόνη που μπορεί να εξηγήσει γιατί το όμικρον, δηλαδή ο κύκλος, έχει 360 διαβαθμίσει. Που είναι οι μοίρες. Έτσι. Ακριβώς. Ε, κάτι άλλο μου έχει ρωτήσει. Ε, Τώρα... Ρώτησα Α, για τους το λεξάριθμο της λέξης λαθρομετανάστης ναι. πρώτα και μετά σποτάλα. Ναι. Ε, για τον αναλυτικό λεξάριθμο παντός πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι που είναι ακόμα υποέρευνα διότι υπάρχουν κάποια γράμματα τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς γράφονται. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι γράφονται σαν θήτα, σαν βήτα και σαν ζήτα Αυτά τα τρία Ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι γράφονται σαν θέτα, βέτα και ζέτα Για ποιο πράγμα άλλες για, για τα τρία γράμματα αυτά Το το, το, το, ναι. το, το, το ζου και το θου ναι. Το πούμε έτσι, έτσι το πούμε Εσύ οθορικά. θα το πάρεις λοιπόν. ως θήτα Λάθρο όχι, αυτό είναι ο αναλυτικός. Ναι. Δεν θα ασχοληθούμε με τους αναλυτικούς. Α. Λέμε ότι η έρευνα πάνω στους αναλυτικούς είναι προβληματική, έχει πρόβλημα, ναι. γιατί δεν ξέρουμε πώς αναλύονται ορισμένα γράμματα όταν τα κάνουμε λέξεις. Μάλιστα. Άρα την αφήνουμε μέχρι να είμαστε βέβαιοι πώς γράφονται ακριβώς τα γράμματα και τα 27 του ελληνικού αλφάβητου όταν αυτά γίνουν λέξεις. Τώρα όσον αφορά το, το, το, το όνομα αυτό, λαθρομετανάστες, που είναι ένα τρέν ολόκληρο, ναι. δεν το έχω υπολο Καλό τώρα, επιτόπιω εδώ. Το, live. Κάνουμε, το κάνουμε εδώ. Είναι 40, είναι 140-210. Καθώ δεν υπάρχει, 55, 5, 55 5, 5, 5, 5, 56, 5.57, 607, 807, 815, 1015, 1315. Α, για λέγε. Είναι πάλι το 13 μπροστά. Ο αριθμό της επικίνδυνότητος ο αριθμό του ρίσκου, mm -hmm. γιατί ο λοθομεταν ρισκάρει δεν μπορεί να είναι σε θα γίνει. Όταν θα πάει κάπου σε μια άλλη χώρα Έτσι, για τη ζωή του. Και πώ θα συμπεριφερθεί, ναι. Και ε, αυτό έχει να κάνει με υλικά θέματα. Γιατί γι' αυτό φεύγει. Ο λόγο που φεύγει είναι κυρίω τα υλικά θέματα. Τα προστοζήν. Αυτό έλειπε η φιλοσοφία. Τα τη ύλη. Γι' αυτό και το 15 που ακολουθεί το 13. Το 1 και το 5 δίνει το 6. Που είναι ο αριθμό τη ύλη το 6. Ενώ ο αριθμό του πνεύματο είναι το 9. Γιατί όμω. Διότι η λέξη ύλη. Έχει λεξάριθμο το 438 αλλά 4 και 3 και 8 καταλήγει στο 15 και βεβαίω, το είπαμε το 15 ότι το έχει το 1315, καταλήγει το 1 και 5 στο 6. Ενώ η λέξης πνεύμα έχει το 576 αριθμό, 5 και 7 και 6 είναι 18, 1 και 8 είναι 9. Και ακόμη το 576 είναι τέλειον τετράγωνο, γιατί είναι 24 επί 24. 24 επί 24 κάνει 576. Παραβέλλω, έκλεισε. Λοιπόν. Τώρα, ο λαθρομετανάστες λοιπόν, ναι. εδώ το 1315, ε, αυτός ο αριθμός... Είναι ο ίδιο ακριβώ με τη λέξη στοιχείων. Στοιχείων. Λέξεις... Είναι και άλλε λέξει βεβαίως που έχουν να αυτή αλλά... ναι. που θυμάμαι τώρα είναι οι λέξεις στοιχείων. Όχι στοιχείο, το νησί. Όχι. Με εψιλονιότα και όμικρον. Όχι. Γιατί λέμε... η ρεπούσια γραμματική λέει άλλα. Όχι. Ε, Πώ λέμε το, το στοιχείο, στο στοιχείο σου έτσι, να είσαι. Έτσι, έτσι. έτσι. Λοιπόν, ρωτάνε με ρίγε, γιατί δεν μιλάει πολύ ο Καλ, γιατί και ο ίδιο ο Καλ απολαμβάνει την εκπομπή, διότι αυτό. Στην ουσία έχει καλέ τον Αργυρόπουλο Οπότε σήμερα ακούμε Αργυρόπουλο με Καρ Δεν έτσι. ακούμε Καρ με Αργυρόπουλο ε. Ανοίχτε ε. λίγο για τα αυτιά σα Να φύγει λίγο και η λογοτομή Εγώ ούτως ή άλλως τα λέω κάθε, κάθε εβδομάδα Σάββατο, ναι. Ενώ... Ο Αργυρόπουλος είναι μια φορά στο τόσο Επίση Επίσης εδώ. να κάνω μια επίσημη πρόταση Και θέλουν νεύτε. και τις οβίδες που είπε ότι φυλάς για το τέλος Τι Κάτι... οβίδες θα τις ακούσουμε 19-12 Αδέτσι πιστώνω στο τέλο. Να το πω γιατί άμα πάρω του όρου. Γιατί έτσι του είπε στην αρχή. Εντάξει, θα τι πάμε 19, δεν τρέχει τίποτα. Ε, εντάξει, λοιπόν. Ε, Επίση, ε, θέλω να κάνω μια πρόταση το εδω απο από αέρο. 19-12 ετοιμάζουμε ένα αστρολογικό Champions League. Θα έχουμε μαζευτεί 5-6 συνάδελφοι που είμαστε καλοί. Θα ήταν, κατά τη γνώμη μεγάλη μα χαρά και μεγάλη μα τιμή, αν και εφόσον μπορούσε να Αθήνα. είσαι Αθήνα και είσαι εδώ, πολύ ευχαρίστω να. Uh, είσαι στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσουμε 6-7 και δεν ξέρουμε Θα μας πάει μα α πούμε δεν έχουμε τέτοιο 19 Δεκεμβρίου να ναι. σημειώσουν οι φίλοι ναι, 19 ναι. Δεκεμβρίου Σάββατο βράδυ θα αρχίσει στις 8 και ου και στην τελώς Επίσης να, ε, Τετάρτη να ξέρει ο κόσμος θα στο εδώ στο Αλμπέντο, Όσοι ενδιαφέρονται για προσωπική συνέντευξη και ραντεβού Συνεδρία και συνέντευξη συγνώμη να στείλουν στα, στον Αλμπέντο τα. infopapaki αλμπέντο 14.com. Ωραία. Λοιπόν, και κάτι άλλο προσωπικό, σου παρακαλώ. Αργύρω που λέει, ρωτάει ένα φίλο από εκεί το όνομά του, γιατί δεν τον έχω βάλει εγώ να το ρωτήσει. Γρηγόρη λέγεται, και δεν ξέρω για η ποια περιοχή παίρνει. Ε, μάλλον μα ακούει, να πεις, λέει το λεξάριθμο τη λέξη Καρποδίνη και τα συναφή προϊόντα τη λέξη. Ε, είναι καταπληκτικό. Ναι, δε, ο ο, ο, ο αριθμό από το όνομά σου. Ε, είναι 613 Μαζί με το άρθρο Ο Καρποδίνης έτσι, Που είναι ακριβώς το ίδιο Με τη φράση τα άτια Και είσαι ένα από του πρωτοπόρους που ασχολείται με τα αγνώστατα Αυτότητα των συμπτάμενων αντικείμενα Το, έτσι, έτσι. το έχει πρωτοπεί στο... το 2002 Στο κανάλι 1 ο Μπυρία 121. Τώρα ίστο. ρώτησε ένα φίλος Λοιπόν ε... Καρποδίνης εσύν ατια, εσύν εξυγή, εσύν ο άτια, ο εξωγήινος, ο άλλοι, ο γιουεφού Ο Καρποδίνης Ίσον τα άτια Δηλαδή είναι μέρος της Έρευνά σου. Σωστό. Τα αγνώσου του ταυτότητα, του αντικείμενα, γι' αυτό και η εκπομπή σου λέγεται Άγνωστη Επισκέπτε. Και εάν πάρει τη λέξη εξωγήινη, ναι. έχει τον ίδιο αριθμό με τη λέξη εμφανίσει. Έτσι, μπράβο. Και ποιο είναι ο αριθμό, 1016. Παρακαλώ. Και αν πάρει τώρα και τη, και, και, τη, και τη φράση η εμφάνιση των αγρογλυφικών. Ε, συγγνώμη, η, η δημιουργία των αγρογλυφικών. Τα γνωστά αυτά που ξέρουμε. Η δημιουργία, η κατασκευή, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώ τόσα πράγματα θυμάμαι. Καλά, Ναι, μπορεί λίγο λοιπόν, να υπάρχει κάποιο θέμα καμιά φορά. Ε, Ισοψηφή πάντω. Α, ναι, ε, λοιπόν, η δίπλωση των σιτηρών. Τώρα το θυμήθηκα. Η λέξη κλειδί. Η δίπλωση των σιτηρών ναι, έχει ναι. ακριβώ τον ίδιο αριθμό με τη φράση η εμφάνιση των εξωγήινων. Και λένε ότι τα αγρογληφικά αποδίδονται κάποια από αυτά σε εξωγήινου. Λένε τώρα κάποιοι, έτσι. να μην είναι άλλη ναι. Εντάξει, Υπάρχει και τεχνολογία στη γη για να μπορεί να τα δημιουργήσει κατά κάποιους. Συμφωνεί. Αλλά αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι τα αγροληφικά που είναι ένα θέμα ολόκληρη εκπομπής... Με λέιζερ να... από δορυφόρο είναι εύκολο. Είναι κατά τη γνώμη μου ε, ένας τρόπος επικοινωνία μεταξύ κάποιων. Μεταφορά μηνυμάτων ναι, ναι. μέσα από αυτή την κατασκευή. Και το εντυπωσιακό είναι το, μια τόπες, να, το, να πάμε στο Γκάλ. Είναι όλο σύμβολα ε, σπύρε. Γεωματρικά κυρίως, γεωματρικά, υψηλάμα, αθηματικά ναι, κλπ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. πυρηνική φυσική, έτσι. DNA, τέτοια πράγματα έτσι, είναι έτσι, αυτά έτσι, που βλέπουμε έτσι, έτσι, έτσι, κυρίως. Έτσι, έτσι, κυρίως. Μπράβο. Αλλά στη Καλιφόρνια στις 30-12 του 2013 ναι. είχε γίνει και ένα θέμα με, με, με κάποιον αριθμό ε, πολύ σημαντικό και που ήταν ανακατεμένο και το σύστημα Μπράιλ των τυφλών. Ναι, ναι, ναι. Αν θυμάστε τότε είχαν βρει αμέσως η πρώτη αποκωδικοποίηση που είχε γίνει τότε ε, εκεί τι ακριβώς είχε βάλει αυτός που το είχε δημιουργήσει και λένε ότι ήταν κάποια εταιρεία με, κάποια, με κάποιους μικροεπεξεργαστές που ναι, το είχε ναι, ναι. δημιουργήσει Εντάξει εκεί είναι σκηνικό. ένα θέμα Πολλά τέτοια και άλλα θα ακούσετε αύριο βράδυ στι 8 στην εκπομπή Αγνωστή Επισκέπτες με, το, με εμένα τον Λευθέρη τον Αργυρόπουλο και τον Απολώνιο. Λοιπόν Καρλ εγώ καταρχήν, εντάξει, Το εγώ... τραγούδι το έχω τιμάσει Να μην Άρα. αφώνεσαι πήγαινε στα δικά σου Έχω μείνει σπίτσλες ας πούμε που λένε και μορφωμένοι Από εκεί και πέρα νομίζω Ικανοποιήθηκες ότι... για ναι. την πρόταση και την πρόσκληση νομίζω. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Από εκεί και πέρα α, θέλω να ελληνοκεντρικά... πω Ελληνοκεντρικά, όχι ελληνοκεντρικά Θέματα που άπτονται Του το ελληνισμού θέλει ο κόσμος Θέλω ναι. να πω, να πω Από φορά τη φορά μεριά μου πει. Ότι η χώρα σαν χώρα μπαίνει σε μια περίοδο η οποία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλες αλλαγές διότι μπορεί κάποια μέρα να ξυπνήσουμε αλλιώ και να κοιμηθούμε μάλλον αλλιώ και να ξυπνήσουμε αλλιώ, ε, ε, από ό,τι βλέπω ο καραμαλής που λέγανε δεν θα έρθει από ό,τι βλέπω εκλογές το 15 δεν θα έχουμε ωστόσο Uh, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε uh, δύο, uh, πρέπει να έχουμε okay. σίγουρα μία με δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 2016 mm. Συμφωνούμε λίγο για το Μάρτιο που είπες Γιατί έχω γράψει και στο Astrology ότι uh, με βάση το χάρτη της ορκομοσία του Τσίπρα uh, Της δεύτερης κυβέρνησης uh, Το ευαίσθητο σημείο πτώσης της κυβέρνησης από πρόοδο πέφτει πάνω στο βόρειο δεσμό τη Ελλάδα. Μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, αλλά το πικ της όλης κατάστασης είναι μεταξύ Μαΐου-Ιουνίου. Εάν δεν συμβεί Μάιο με Ιουνίο και πάει μετά τα γενέθλια του Τσίπρα, πάει για Βατερλό ο Τσίπρας. Ε, δεν θα συμμεριστώ την άποψη κάποιων που λέγαν ότι... Οι εκλογές αυτές που έγιναν ότι θα έπαιρνε 15-100 Τσίπρα γιατί πήρε πλάσ 20 και από αυτό που δηλώσανε οπότε καλό θα είναι τις όποιες αστρολογικές ή άλλες μορφέ εκτιμήσεις κάνουμε να τις κάνουμε με γνώμονα... Uh, καθαρά αυτό το λογικό γιατί άμα βάζουμε και την κομματική ταυτότητα μέσα, τα γίνεται. Αυτό δεν δύο μπορεί να το αποφύγει ο Έλληνα, γι' αυτό την πατάει και του πιάνουν το κολαράκι. Τελεία Παύλα. Πάρτε το χαμπάρι. Ή θα είστε Έλληνε ή κομματικοί. Κο Κορόιδα δηλαδή. Λοιπόν, να Αποφασίστε πάμε... να αποκτήσετε ταυτότητα. Να πάμε σε ένα τραγούδι να οργανωθούμε για το πώ Και κρίσιμο. μου δώσαν μια πληροφορία τώρα που δεν ξέρω. Mm -hmm. Το τρενάκι 12 η ώρα σταματάει ενώ συνήθω Παρασύμβε Σάββατα είναι στι 2 λόγω απεργία μέχρι αύριο βράδυ. Οπότε 11.30 την έχουμε κάνει με ελαφρά άπαντες άπαντε. Καρλιούη έχω γίνει. Καρλιούη. Το τραγούδι το αυτό τρα... είναι το... αφιερωμένο από τον Γκάλ που. Ναι, το αφιέρω. Κάθε φορά την κάνει και την αφιέρωσε, Όχι, πού είπα. Α. Αυτό το τραγουδάκι κα... είναι που? αφιερωμένο Στη γυναίκα μου έτσι Αργόριο, που, ε, Έχει περάσει πολλά από την πάρτι μου Και την ευχαριστώ πολύ Και εγώ και έχω περάσει αγάπη. πολλά Αλλά δεν μου αφιερώνεις τραγουδάκι My baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for I don't please this. Liz Taylor is not a star high And even Lana turn a smile, something he can't see. My baby don't The shorts and he don't even care for clothes, he cares. Υιερώσει εκεί που ήθελε ο Καλ, το μωρό μου ενδιαφέρεται και προσέχει εμένα. Δεν μπορούσα να βρω. Νύνα Σιμών, λοιπόν. Ένα. Δεύτερον, ακούμε αλμπέντο 14. Κομ. Τρίτον, αύριο στι 8 θα είναι εδώ το δίδυμο. Απολόνιο Λευθέρης Αργυρόπουλο. Τέταρτον, ο Καλ Χάιζότη σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γιατί είναι ευτυχισμένο με τον καλεσμένο που είχε. Ήθελε να τον γνωρίσει και ήθελε να κάνει μια εκπομπή μαζί του. Οπότε. Το καλύψαμε και αυτό, είμαστε ήδη 3,5 ώρες στον αέρα Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που είναι μέσα μέχρι αυτή τη στιγμή Και βέβαια το σύστημα έπεσε Η εκπομπή να ξέρετε αυτή είναι συλλεκτική Θα την ανεβάσουμε και στο site και βέβαια θα την επαναλάβουμε Θα την επαναλάβουμε ε, Τι άλλο έχω να πω Μισό λεπτό Έχουμε ξεχάσει κάτι που πρέπει να πείτε Γιατί είναι ατελείωτες ερωτήσει. Θα επαναληφθεί η εγκομπή Ο Λευθέρης ήταν εδώ αυτές τις μέρες Οπότε ίσως και σε μια επόμενη εκπομπή Συντόμως να τον έχουμε κοντά μας A, ε, Μια ατάκα μ�ρα. θέλω όμως ε, Για να μην χάσουμε και τα τρένα Λευθέρη Και εσύ και εγώ και ο Καρ Είπε 2022, 2022, 2022 Για τα θέματα 20 να ότι... αυτά Οι... Ναι Μην το αναλύσουμε το πάμε Εγώ έχω Κάνει και κουβέντε διάφορες ότι το 22 κλείνουν 100 χρόνια, το 1922, από την καταστροφή τη μήνες. Και βλέπουμε τώρα ότι είμαστε πάλι σε μια περίοδο εχμής. Πάλι το 22, βλέπεις και αυτό το 1922 είναι Σε 22, γρήγορα πέρα. θέματα Μπράβο. λοιπόν, πες κάτι απάνω σε αυτή την αντιστοιχία και τι άλλο θέλει να πει ο Καλ και να κλείσουμε για σήμερα. Να ευχηθούμε, αλλά και να προσπαθήσουμε να ανεξαρτητοποιηθούμε, να γίνουμε πάλι ανεξάρτητη χώρα, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε... Και η οικονομικά αλλά και η πολιτικά, δυστυχώ δεν είμαστε ανεξάρτητοι όπω γνωρίζετε όλοι. Αλλά για να γίνει αυτό έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει διχόνοια μεταξύ μα. Εκείνο που θα καταφέρει να ενώσει του Έλληνε θα μπορέσει να βάλει τη χώρα μα σε μια άλλη τροχιά η οποία θα είναι πολύ ανώτερη από αυτή που είναι σήμερα. Αλλά όσοι προσπάθησαν να το κάνουν αυτό είχαν τραγική μοίρα. Παράδειγμα: Ο Καποδίστρια, ο Κολοκοντρόνη και πολλοί άλλοι. Αν ήταν σήμερα ο Κολοκοντρόνη σε είναι ζωή θα τον είχαν συλλάβει δια... για τρομοκράτη. Με το Μαλάκα το Βερέμι που είπε ότι οι Τούρκοι με του Έλληνε ήταν μια χαρά και πήγε αυτό το κακό παιδί, λέει, στη στην Τροπολιτσά, την Τρίπολη δηλαδή, και του έσφαξε. Κύριε Βερέμι, άσε, γιατί πλήρωνε από το ελληνικό δημόσιο για να λε μαλακίε που λε. Ένα. Δεύτερον, έχω μια πληροφόρηση τώρα από άνθρωπο που κατοικεί στα Εξάρχεια και λέει: Έχουν αρχίσει και βάζουν φωτιά στα Εξάρχεια, πυροσβολισμοί σε ξενοδοχείο γαλλικό, ειδοποίηση για βόμβα σε ξενοδοχείο. Τη λέει Ρωσίας και λοιπά, ίσως εννοεί στο εξωτερικό δεν ξέρω. Μας ευχαριστούν, καταπληκτικά περάσανε σήμερα κτλ. Αύριο εδώ στις 8 θα γίνει πάλι τη κακομμύρας. Μια τελευταία ατάκα και κλείνουμε αγαπητοί φίλοι. Θα καθόμασταν λίγο ακόμα γιατί συνήθως Σάββατα και παρασκευέ τα τρένα φεύγουν τελειώνουν στις 2. Αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε τώρα γιατί λαμβάνουμε υπόψη την ειδοποίηση τη απεργία για τι 12. Οπότε πρέπει να φύγουμε. Ώρα, εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κόσμο που σαββά βράδυ κάθισε να μα ακούσει. Νομίζω όμω ότι παρήχαμε υψηλή ε, ποιότητα. Ήταν ασφάσιε εκπομπέ. Δεν υπάρχουν τι εκπομπέ στα ραδιόφωνα, δεν υπάρχουν. Παρήχαμε υψηλή ποιότητα ενημέρωση είχαμε μπροστά μας μία είναι αυτό που λέω από τους ανθρώπους που είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια θα ήθελα προσωπικά να τον ευχαριστήσω γιατί για μένα ξέχωρα το ότι κόσμησε την εκπομπή μου ήταν για μένα μεγάλη τιμή και δεν το λέω έτσι για να το πω ε, χάριν ε, όχι, μπορώ εγώ να το πιστοποιήσω γιατί το συζητάς ένα μήνα και μου λες θέλω Έτσι. το Λευθέρη, η συνεχομπή μου για το Λευθέρη τον πήρα και μου λέει θα είμαι τότε Ωραία. και το αναρτήσαμε. Έχουμε και μια πιθανότητα, μήπως είναι εδώ 19-12 οπότε αν είναι 19-12 ή 19 -20 όποτε, 20 -20 εδώ, τώρα, όποτε είναι. Απλά 19-12 του πιστεύω επειδή θα, θα μαζέψουμε εδώ πέρα, εντάξει αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό, Ό,τι καλύτερο υπάρχει στον αστρολογικό χώρο Κάτι δική σου αντίληψη Ωραία, Αυτό κάτι είναι. δική μου αντίληψη Και αν μπορέσει να είναι και ο Λευτέρη Στα ένα μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή Να κάνουμε ένα α, τσιμπούσι Εδώ πέρα Θα γίνει τις πόρτες ε, Δεν ξέρουμε τι ώρα θα, θα πάει, θα πάει. Μα πάει 2, 3, 4, 5 δεν ε, ξέρω. Εγώ έχω κάνει μόνο μου 7 ώρε εκπομπέ. Αν κάνετε 5, θα πάει πρωί. Λένε τώρα φίλοι εδώ, βλέπετε είναι καταιγιστικά τα μηνύματα αγαπητοί φίλοι. Όσοι προλαβαίνω, λέω έκτακτο, ανταλλαγή πυροβολισμό στο ξενοδοχείο του Παρισιού. Λοιπόν, είναι αυτά που λέγανε τόση ώρα οι φίλοι, έστω και με έναν ε, ε, δικό του τρόπο από μαθηματική ή αστρολογική άποψεω. Δυστυχώ. Φορέστε όπλα κράνη παλάσχες, βγάλτε τα μπικίνια και βάλτε άλλα κόλπα. Από το 2008 είχαμε προειδοποιήσει σε μια εκπομπή. Ε, είχαμε βγει στο, στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα και είχαμε πει για το 2018 και ότι τα γεγονότα θα ξεκινήσουν από το 2015. Από το 2008 ήταν ο κύριος Λεφάκης, εγώ και ο Μάξιμος, ο πατρίος που μας είχε καλέσει η εκπομπή τότε να κάνουμε mm -hmm. κάποια ανάλυση για τα μελούμενα mm -hmm. και βλέπουμε ότι από το 2015... Ξεκινούν κάποια πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά επικίνδυνα, πολύ κρίσιμα και πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά, διότι αν δεν τα δούμε σοβαρά θα βρεθούμε προεκπλήξεων. ήδη, ήδη γίνονται Όχι διάφορα. Ευχαριστώ τη φίλη μου από, την, από το Βόλο που μου δίνει τι πληροφορίε. Να σου γάλαγω, κλάρα μου. Και νώνει το ξενοδοχείο στη Μόσχα μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Λοιπόν, το Παρίσι λέει θα γίνει βερητό και αν θυμηθούμε μερικοί κάποτε λέγαμε τη βερητό το Παρίσι τη Ανατολή. Αλλά η πιο κρίσιμη χρονιά τη δεκαετία που διανύουμε θα είναι το 2018. Όσον Α. αφορά. Θέματα σαν αυτά που βλέπουμε τώρα. Αυτό Έτσι. είναι μόνο η αρχή. Αυτά είναι τα ορντεφ. Αυτό πρώτα. είναι μόνο η αρχή Έτσι. που γίνεται τώρα. Λοιπόν, Οπότε... Όλοι οι φίλοι στείλανε, εγώ δεν μιλάω για τον εαυτό μου, ούτε για τον σταθμό για εσά του δύο στείλανε συγχαρητήρια. Όλοι όσοι και από το face παντού, η εκπομπή ήταν απίστευτη, σπάνια και ευχαριστηθήκαν όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του συναδέλφου. Στο τα λέω γιατί ναι. πρέπει να τα λέμε αυτά. Μας δεν είναι εγωιστικά άκουσα. αυτά. Είναι εγωιστικά. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε ερωτήσει που μα στείλανε, αλλά δεν καταφέραμε να απαντήσουμε. Στι ερωτήσει όλων. Να. Γιατί ο χρόνο δεν είναι επαρκή και είναι έτσι, και πολλέ. Και για να τι αναλύσουμε. Έτσι. Δεν μα στάνουν όλοι. Αύριο βράδυ στι 8. Αγνωστοί επισκέπτε εδώ. Πρέπει όμω να απολογηθούμε γι' αυτό. Γιατί δεν μπορέσαμε να δώσουμε απάντηση σε ερωτήσει κάποιων. Και μπορεί να είναι και σοβαρέ. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εγώ έτσι, δεν μπορώ να βλέπω. Έτσι. Ο Γιώργο εκεί βλέπει. Μα ήταν αλλά... τώρα να μην γίνει η αρχή. Τώρα που τον έμαθε στον δρόμο. Το, το, ε, δρόμο το... Το, το... Το, το δρόμο το ξέρει, εμεί είμαστε 20 χρόνια μαζί. Το δρόμο εκπομπής, το δικό σου. Έτσι. Το δικό σου Η δρόμο. Η εκπομπή, Αγώρι έτσι μου. το λέω δημόσια, είχα είναι. είναι... Λάμπει από τη χαρά πέρα. του και από την ικανοποίηση, yeah. γι' αυτό ευχαριστή και εμένα. Yeah. Ναι, για ναι, τον Γκάρ μιλάω. Εννοείται ότι. Έτσι. Ε, ε, είχα ακούσει και την εκπομπή που είχατε κάνει, μια εκπομπή που μου είχε πει να παρακολουθήσω. Ναι. Και σα έστειλα και κάποια μηνυματάκια με τον Βασιλάκο. Με τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο. Που μίλαγε για το κάρμα. Και πέταγε στι εκτιμολογήσει από το. Έχει πίτι. τον ίδιο αριθμό με τη φράση μηδέν άγαν, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά αδελφικά παραγγέλματα. Βασιλάκη, εγώ με ακούσε, άγαν να μην είσαι υπερβολικό σε ό,τι κάνει. Να μην είσαι δίθεν δηλαδή. Να μην είσαι υπερβολικό σε ό,τι κάνει. Δηλαδή έτσι. επιβεβαιώνεται το μέτρων άριστον. Δεν είναι παν μέτρων άριστον. άριστον, είναι μέτρων άριστον. Είναι σφάλμα να βάλει τη λέξη παν εκεί. Δεν την είχε τη λέξη παν το αδελφικό παράγγελμα. Μέτρων άριστον. Και οι λέξει μέτρων ισοψηφεί με τη λέξη ελευθερία. Γιατί όταν έχει μέτρο, είσαι ελεύθερο. Όταν δεν έχει μέτρο και κάνει καταχρήσει. Δεν ή... είσαι ελεύθερο, είσαι εξαρτημένο. Λοιπόν, λοιπόν του βουλήσατε, λίστα. διότι πρέπει να πάμε να δούμε ειδήσει τελικά. Γίνεται τη Κακομίρα, έχει εκενωθεί η περιοχή γύρω από το μπύργο του Άιφελ κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Γίνονται γεγονότα. Αγαπητοί φίλοι, θέλω yeah. να ευχαριστήσω όλου όσοι είστε μέσα, εγώ ω Γιώργος και ο σταθμό. Από μένα, τον Καρλ Χάιτ και το λευτέρια Αργυρόπουλο. Καλό σα βράδυ Καλό βράδυ σε όλους και τα ξαναλέμε Ψηλά το κεφάλι, εμείς δεν κολονούμε Γιατί είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε κομματόσκυλα Ξεχάστε τα αυτά Εάν λέμε κομματόσκυλα Μην ξανακούσετε καμία εκπομπή του Αλμπέντο. Έλληνες, γεια σας Εννοείται